Κοδιαστή σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανυλάκι. Και σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη γύρω στι 10 έτσι και σήμερα, εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω από το μυστικό μα το στο υπερπαίραν μαζί με τη συγερνήτριά μου και το άρα το πληρωμά μα. Και οι συγνωτητέ μα αναμεταδίνται από το Internet Radio Αλμπίτο 14. Τρίτη σήμερα λοιπόν, live από το Αλμπίτο 14. 25 Απριλίου του 2023 ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κθούλου και θα καταδυθούμε στις σκοτεινότερες σελίδες της φανταστικής λογοτεχνίας και του υπερφυσικού τρόμου στους κόσμους του H.P. Lovecraft αναζητώντας το άγνωστο και το αρχέτυπο του τον Κθούλου θα καταδεθούμε λίγο στη μυθολογία Κθούλου και θα μιλήσουμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα με την πρόθεση να συνεισφέρουμε στις λαυγραφτικές μελέτες όπως το κάνω πολλές δεκαετίες τώρα. Ο νομιστικός διαστημικός σταθμό μας ακούει κάνει εκεί έξω μαζί με τον Κθούλου. Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέτιο Αλμπίντο 14. Live σημερα σήμερα, 3η 25 Απριλίου του 2023. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ. Το κομμάτι που ακούσαμε προηγουμένως έχει το τίτλο The Call of Cthulhu, είναι δικής μου σύνθεση και Είναι ένα κομμάτι της, μια σειρά από project πειραματική μουσικής, που έχω κάνει πριν από αρκετό καιρό, ε, μελοποιώντα πολλά από τα διηγήματα του Lovecraft. Σαν ένα ας το πούμε έτσι experimental music soundtrack πίσω από τα διηγήματα του Lovecraft, αλλά και των περιστατικών τη ζωή του, τη ζωή του Lovecraft. Ε, το συγκεκριμένο project είχε το τίτλο The Hunter of the Dark, ο στοιχειοτής του σκοτάδιου. Σήμερα κυνηγάμε τον Ξούλου. Ο Ξούλου μπορεί να προέρχεται από τις παλιές σελίδε της φανταστικής λογοτεχνίας και του έργου του H.P. Lovecraft, αλλά στη σύγχρονη εποχή κατέληξε να είναι ένα αρχέτυπο που συμβολίζει το, θα το λέγαμε, αρχαίγωνο τερατόδες άγνωστο. Έναν τρόμο από το πολύ μακρινό παρελθόν, που βρίσκεται σε νάρκη και που κρυφά παραμονεύει να επιστρέψει για να φέρει τη συντέλεια του κόσμου. Έχει φυσικά ταυτιστεί με τα αβυσαλέα βάθη των ωκεανών, ο Κθούλου, με ένα εξωφρενικό εξωγήινο παρελθόν του κόσμου μας, με εφιάλτες που είναι συνδεδεμένοι με τα οράματα εκκεντρικών μυστικιστών και με σκοτεινέ λατρίες που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Πρόκειται για το τερατόδες παλαιό, ακατονόμαστο. Στην εποχή μας είναι το πιο φημισμένο ίσως σύμβολο του εξωτικού τρόμου και του υπερφυσικού μυστηρίου και βρίσκεται στο, κέντρο μιας, στο επίκεντρο μιας ολόκληρης νέο μυθολογικής κουλτούρας που τα πλοκάμια τις έχουν εξαπλωθεί υπογείως παντού μέσα στα χρόνια, με μια διάδοση σε όλα τα μέσα, λογοτεχνία, κινηματογράφο, ίντερνετ, καστικές τέχνες, γλυπτικοί, κόμικς, ρόλων, βίντεο games μόδα, νέο αποκρυφισμό, έρευνα, μελέτες και άλλα. Ο Κθούλου είναι δημιούργημα του μεγαλύτερου και πιο ενημερωτικού συγγραφέα του φανταστικού του 20ου αιώνα, του πατέρα του υπερφυσικού τρόμου, του Χάουαρτ Φίλιπς Λαυγραφτ, 1890-1937. Έχω γράψει ένα βιβλίο στο παρελθόν, εκδόθηκε αν θυμάμαι καλά το 1998 99 H.P. Lovecraft, H.U.F.U. Lovecraft, ταξίδι στη Μοναξιά του Χρόνου. Είναι εξατλημένο εδώ και πολύ καιρό, αλλά ε, υπάρχει μια σκέψη από τις εκδόσεις Αόρατο Κολέγιο. Κάποια στιγμή ελπίζω σύντομα να επανεκδοθεί. Ε, για σας που θέλετε να εντοπίσετε τους τίτλους που διαθέτει το Αόρατο Κολέγιο, μπορείτε να επισκεφτείτε το website του περιοδικού Strange, Βάλτε περιοδικό Strange στο Google Είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει Η διεύθυνση είναι strangepavlaegnarz.com Το Egnarz είναι το Strange Ανάποδα strangepavlaegnarz.com Εκεί θα στο site του περιοδικού Strange θα δείτε ίσω, e βιβλία και εκεί θα συναντήσετε το Megapolizomancy, τα μυστήρια των πόλεων τον ονειροπόλο την αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους το Εγχειρίδιο Απόδρασης από την Καθημερινή Πραγματικότητα και το περιβόητο Μυστικό Πόλεμο, το έργο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος», το πρώτο βιβλίο, και το «Μυστικός Πόλεμος», βιβλίο 2. Μπορείτε να τα α, παραγγείλετε και να σα έρθουν κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Ο Κθούλου προέρχεται από ένα μήνο αλλά αληθοφανών, ας το πούμε, διηγημάτων υπερφυσικού τρόμου του H.P. Lovecraft που μετά εμπλουτίστηκαν από τους φίλους του συγγραφείς του λεγόμενου Λαυκραφτικού κύκλου και που συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα από ένα πλήθος συγγραφέων, καλλιτεχνών, μελετητών, δημιουργώντας περίτεχνα, πολύ περίτεχνα, μια ολόκληρη νεομηθολογία που τελικά έμεινε να ονομάζεται Μυθολογία Κθούλου, Δε Ο κύριος υπέτειος για την διάδοση του σχήματος της μυθολογίας Κθούλου ήταν ο συγγραφέας Όγκας Ντέρλεφ, 1909-1971, πολύ πιστος φίλος και μαθητής του Lovecraft, ο οποίος μετά τον θάνατο του Lovecraft ίδρυσε τον θρηλικό εκδοτικό οίκο Arkham House, αφιερωμένο εξ στην έκδοση του έργου του Lovecraft και των συγγραφέων του Λάβγραφτικού κύκλου. Βλέπετε, ο Lovecraft ήταν σχετικά άσιμο όσο ζούσε. Δημοσίευε τα διηγήματά του σε pulp περιοδικά της εποχής, όπως το Weird Tales και σε τεχνικά έντυπα της εποχής. Και πέθανε μόνος και φτωχός. Οφείλησε πολύ μεγάλο βαθμό τη μεταθανάτια μεγάλη αναγνώριση και διασημότητά του, ο Lovecraft, στην αφοσίωση του φίλου του, του Derlef, ο οποίος έκανε σκοπό της ζωής του να ολοκληρώσει ο ίδιος πολλά από τα ημιτελίδη του δασκάλου του, του Lovecraft, και να κάνει ευρύτερα γνωστό το έργο του φίλου του και το προσωπικό του κόσμου, ε, Να ξεκαθαρίσω και κάτι στους από τους αναγνώστες της λαβγραφτικής παράδοσης δεν το γνωρίζουν, ο Λάβγραφτ και ο Ντέρλεθ δεν συναντήθηκαν ποτέ προσωπικά, παρά μόνο το ίδιο ισχύει μάλιστα και για τον Κλάκαστον Σμιθ και τον Ρόμπερτ Χάουαρτ. Δεν συναντήθηκαν ποτέ με τον Λάβκραντ προσωπικά. Αλληλογραφούσαν επί χρόνια. Ο, να, να προσθέσω ότι ο Λάβκραντ ήταν ίσω ο μεγαλύτερο Αμερικανό επιστολογράφος και αλληλογράφο του 20ου αιώνα. Του αποδίδονται πάνω από 100.000 επιστολέ. Ε, μόνο να πω ότι το επιστολογραφικό έργο του Λάβκραντ είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το λογοτεχνικό του έργο. Ε, ο Ντέρλεθ από το Arkham House μαζί με τον Τόναλτ Γκόντρη κατάφερα να συγκεντρώσουν αρκετέ από τις επιστολές αυτές ε, του Λάβγραφτ του αλληλογράφους του με αποτέλεσμα να βγάλουν πέντε καταπληκτικούς τόμους το Selected Letters of H.P. Λάβγραφτ από το Arkham House όπου περιλαμβάνονται εκα... μερικέ εκατοντάδες επιστολές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Οι επιστολές του Λάβγραφτ που όπως είπα το πάνω από 100.000 είναι ε, από πολύ μικρές επιστολές, ε, το πίσω μέρος ενός καρποστάλ γεμάτο με γράμματα μινιατούρες για να χωρέσει όσο περισσότερο κείμενο γίνεται, μέχρι επιστολές ε, τη τάξη των 50 σελίδων, 100 σελίδων. Ε, επομένως φαντάζεστε τον το όγκο αυτού του επιστολογραφικού έργου. Ε, στην ουσία ο Λάου είχε φτιάξει ένα προσωπικό ίντερνετ, θα το λέγαμε, και αλληλογραφούσε με τους φίλους του, με τους αλληλογράφους του, από όλη την Αμερική. Είναι μια μεγάλη ιστορία όλα αυτά, την οποία διηγούμε λεπτομερώς στο βιβλίο μου Χουφού Lovecraft. «Ταξίδι στη μοναξιά του χρόνου». Νομίζω είναι το μοναδικό βιβλίο που έχει γραφτεί για τον Λαυκραφτ, στα ελληνικά για τη ζωή και το έργο του. Λοιπόν, δεν είχαν γνωριστεί από κοντά ε, ο Ντέρλεφ με το Lovecraft και ο Ντέρλεφ είδε δυστυχώς για πρώτη φορά τον Λάβγραφτ νεκρό στην κηδεία του. Επίσης ο Λάβγραφτ δεν αναφέρθηκε ποτέ στο τίτλο «Μυθολογία Κθούλου, Κθούλου μύθος». Ούτε θεωρούσε ιδιαίτερα πως τα συγκεκριμένα διηγήματά του δημιουργούσαν ένα συγκεκριμένο μυθολογικό κύκλο, ας το πούμε. Που έτσι κι αποτελούν ένα τμήμα του όλου μεγάλου έργου του. Ο όρος «Κθούλου μύθος», μυθολογία Κθούλου, επινοήθηκε από τον Όγκας Τέρλεθ μετά τον θάνατο του Λάβγραφτ. Είναι δηλαδή ε, τίτλος και παιδί του Τέρλεθ το κόνσεπτ της μυθολογίας Κθούλου. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Σήμερα κυνηγάμε τον Κθούλου και άλλα σχετικά θέματα. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και αναρωτιέμαι φυσικά... Υπάρχει αγάρα ο Κθούλου εκεί έξω και μας ακούει. διαστημικό σταθμό μου, ο Παντελή Γιαννουλάκης σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη νύχτα γύρω στις 10, live σήμερα 25 Απριλίου του 2023 είμαστε εδώ στο μυστικό μας σκάφο. εκπέμπουμε από το υπερπέραν μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, εκεί κάτω στη γη και αναμεταδίδονται οι συχνοτητέ μας από το ίντερνετρο έτιο Αλμπίντο 14 και σήμερα κάνουμε μια κατάδυση στο σύμπαν στο μικροσύμπαν της μυθολογίας Κθούλου του H.P. Lovecraft αναζητούμε τον Κθούλου Ο Howard Phillips Lovecraft που γεννήθηκε και πέθανε στο Providence του Rhode Island στην Αμερική είναι ίσως ο μεγαλύτερος συγγραφέας του φανταστικού του 20ου αιώνα ένας από τους πιο ιδιαίτερους και ενιγματικούς συγγραφείς ένας άνθρωπος που η ζωή και το έργο του αποτέλεσε και αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Ένα κεντρικό μυστηριώδες, απαγορευμένο, παζλ, το οποίο πολλοί μελετητές προσπάθησαν ανεπιτυχώς να το λύσουν. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ, τα τελευταία τουλάχιστον 35 χρόνια. Το έργο του, τουλάχιστον, επηρέασε καθοριστικά τους περισσότερους συγγραφείς του φανταστικού που ακολούθησαν, μάλιστα... Μου αρέσει να λέω ότι για αυτούς που ξέρουν τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει ούτε ένα έργο του φανταστικού του υπερφυσικού φανταστικού που να μην έχει έστω και λίγο Lovecraft μέσα του. Μπορώ να αναγνωρίσω δηλαδή ε, και εγώ και άλλοι άνθρωποι έχουμε ασχοληθεί πολύ ε, τα, τα λαυγραφτικά στοιχεία τα οποία περιέχονται σε ταινίε, βιβλία κλπ ε, από το Lovecraft και μετά τα οποία είναι πάρα πολλά και κυριολεκτικά δεν υπάρχει σχεδόν ούτε ένα έργο του Φανταστικού που να μην περιέχει έστω και λίγο Lovecraft μέσα του. Τόσο μεγάλης επιρροής είναι το έργο του Lovecraft. Το έργο του επηρέασε καθοριστικά λοιπόν τους περισσότερους γραφείς του Φανταστικού που ακολούθησαν και δραίωσε και τη λεγόμενη λογοτεχνία υπερφυσικού τρόμου και τη λογοτεχνία του παράξενου ακόμη περισσότερο, αλλά ακόμη και τι πιο ενδιαφέρουσε πτυχέ της επιστημονική φαντασία. Για περισσότερα για τη ζωή και το έργο του Λάβκραντ, παραπέμπω τον αναγνώστη μου στο βιβλίο Χούφου Λάβκραντ, Ταξίδι στη μοναξιά του χρόνου. Ε, το βιβλίο μου αυτό, το οποίο είναι εξαντλημένο, αλλά ίσως κάποια στιγμή καταφέρουμε να το επανεκδώσουμε από τι εκδόσεις το κολέγιο. Ε, Πάρα πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν σήμερα το έργο του Λαύγραφτ και τον ίδιο, κυρίως εξαιτίας ενός τμήματος του έργου του, που έχει γίνει συνήθεια να ονομάζεται «Μυθολογία Κθούλου», «Κθούλου μύθος». Που όπως είπα, η πατρότητα του τίτλου και του κόνσεπτ ανήκει στον Όγκας Ντέρλεθ με τα θανάτια του Λαύγραφτ. Η «Μυθολογία Κθούλου» είναι μια νεομηθολογική λογοτεχνική εφεύρεση και μια παράξενη σημειολο που ξεκίνησε από ένα κύκλο διηγημάτων του Lovecraft, δηλαδή διηγήματα τα οποία είναι interconnected, έχουν δηλαδή κάποια σύνδεση μεταξύ τους χαλαρή, κυρίως εξαιτία της ύπαρξης των οντοτήτων και των μύθων που σχετίζονται με τη μυθολογία Κθούλου, όπως τη λέμε. Και όλο αυτό συνεχίστηκε με τη συνεισφορά πολλών φίλων του, δηλαδή πάρα πολλοί αλληλογράφοι του και φίλοι του και μαθητές του, άρχισαν να γράφουν και αυτοί τις προσθέσεις τους, τη συνεισφορά τους στο κθούλου μύθος, γράφοντας διηγήματα του Ιδίου ύφου. Και αυτό βέβαια ξεπέρασε τον, τη χρονική περίοδο του λαουγραφτικού κύκλου και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα δηλαδή ένα, μια σκηταλοδρομία ή αν θέλετε ένα οικοδόμημα, σαν να είναι ένα οικοδόμημα από λέγκο, που το κάθε λέγκο είναι και ένα α, δημιούργημα, ε, συνεχίστηκε μέχρι σήμερα σε όλους τους τομείς ε, της τέχνης και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε όλο τον κόσμο μάλιστα έχουν γραφτεί εκατοντάδες, να μην χιλιάδες βιβλία για το θέμα ή με το θέμα και ακόμη και, ακόμη και διδακτορικά, πανεπιστημιακές διατριβές και όλων των ειδών οι μελέτες που σχετίζονται με αυτό. Ο τίτλος αυτός, Μυθολογία Κθούλου προέρχεται από το όνομα μιας μυστηριώδους οντότητας, του Κθούλου, που, όπως γράφει ο Λαύγραφτ, «Στο άντρο του στην βυθισμένη ριλιαί κοιμάται και ονειρεύεται». Ο Κθούλου ανήκει σε μια ράτσα πανίσχυρων εξωδιαστασιακών οντοτήτων, που ο Λαύγραφτ ονομάζει «The Great Old Ones» ή «Μεγάλους Παλαιούς» ή αρχαίου the ancient ones οι οποίοι είναι πλέον εξόριστοι από τον κόσμο μας και αγωνίζονται να επιστρέψουν σε αυτόν για να τον κυριεύσουν με το άνοιγμα κάποιων μυστικών σφραγισμένων πυλών ενώ ο τιτάνιος χταποδόμορφος Κθούλου είναι ο μόνος από αυτούς τους μεγάλους παλαιούς που βρίσκεται στη γη σε ένα είδο χειμερία ναρκη στον βυθό του ειρηνικού ωκεανού στα βυθισμένα αρχαιότατα ανάκτορα της τερατόμορφης πόλης Ριέ. Και το καταραμένο βιβλίο που υποτίθεται ότι διηγείται την ιστορία των μεγάλων παλαιών αλλά και τη μαγεία που ανοίγει τι πύλε από τις οποίες μπορούν να επιστρέψουν και άλλες πολύ σκοτεινές γνώσεις, είναι το θρύλικο νεκρονομικών του παράφρονα Άραβα Απτούλ Αλχαζρέν. Ένα βιβλίο που όποιος το διαβάζει τρελαίνεται. Σύμφωνα με την μυθολογία Κθούλου, οι αρχαίοι θεοί, οι μεγάλοι παλαιοί, εξορίστηκαν στο διάστημα, μιλάμε τώρα εδώ για εξοδιαστασιακές οντότητες που ξεφεύγουν από κάθε περιγραφή, κοτονόμαστες. Εξορίστηκαν στο διάστημα πέρα από τα άστρα, όπως αναφέρει ο Λάβκραφτ, από τους πρεσβύτερου θεού, the elder gods, γιατί εξασκούσαν την μαύρη μαγεία στο απαγορευμένο πεδίο της γης. Η πύλη των διαστάσεων έκλεισε πίσω τους και σφραγίστηκε για να μην επιστρέψουν ποτέ. Από αυτούς μονάχα ο Κθούλου έμεινε πίσω, όπου στο άντρο του στη βυθισμένη ηριέ αιώνια κοιμάται και ονειρεύεται. Και όταν και αν αυτός ξυπνήσει, θα αναδυθεί από τη θάλασσα στον Ειρηνικό ωκεανό θα καλέσει πίσω στη γη τους αδελφούς του, αρχίζοντας μια νέα βασιλεία τρόμου και σκότους και τη συντέλεια του κόσμου. Οι μυστικοί, οι απεσταλμένοι και οι λάτρεις των μεγάλων παλαιών, ανάμεσά τους του Ιωξοθόθ, του Νιαρλαθοτέπ, της Σούπνιγκουράθ, του Τσαθόκουα, του Χαστούρ και άλλα ονόματα παράξενα έχουν, ε, οι λάτρες λοιπόν των Μεγάλων Παλαιών και του Κθούλου κυκλοφορούν υποτίθεται ανάμεσά μας, προσπαθώντας να βρουν έναν τρόπο να ανοίξουν τη σφραγισμένη πύλη των κόσμων. Απαγορευμένες γνώσεις για όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με τον Λαυγραφτ και τη χωροχρονική παρέα των συγγραφέων φίλων του, του Λαυγραφτικού κύκλου, υπάρχουν μέσα στο θρηλυκό μαγικό βιβλίο «Στον νεκρονομικών». Να πούμε τώρα, παρόλο που τον οικρονομικό είναι τόσο διάσημο και περιβόητο, δεν είναι αληθινό τον οικρονομικό, προέρχεται από τις σελίδες της φανταστικής λογοτεχνίας. Είναι ένα δημιούργημα του ε, Howard Phillips Lovecraft. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο. Θα μιλήσουμε όμω παρακάτω γι' αυτό. Ο Κθούλου είναι ένα τέρας γιγάντιο, ένας τιτάνας φανταστείτε. Ε, φανταστείτε το σώμα του κάπως ανθρωπόμορφο με λέπια παραμορφωμένο που καταλήγει σε ένα κεφάλι χταποδιού είναι δηλαδή χταποδόμορφος με πλοκά μοιάζει, που κρέμονται από το κεφάλι του και έχει στην πλάτη του φτερά που μοιάζουν με τα φτερά χτερίδας. κάπως έτσι τον έχουν απεικονίσει οι διάφοροι καλλιτέχνες που προσπάθησαν να εικονογραφήσουν τον Κθούλου και κατά τη διάρκεια της ζωής του Lovecraft και φυσικά μετά από αυτήν. Αυτό ο Τιτάνιος του Αποδόμορφου που είναι ο μόνος από τους μεγάλους παλαιούς που βρίσκεται στη γη νεκροζώντανος θα λέγαμε σε ένα είδος υποβρύχιας χειμερίας νάρκης στο βυθό του ωκεανού στα Τιτάνια Ανάκτορα της βυθισμένη σκοτεινής πολιτείας Ριλιέ κάποτε θα ξυπνήσει και θα αναδυθεί από τα βάθη του ωκεανού όπως λέει ο Λάβκραφτ, quote όταν τα άστρα θα είναι στη σωστή τους θέση, «When the stars are right». Καλώντας πίσω, ο Κθούλου, τους μεγάλους παλαιούς από όταν διανοιχθούν οι πύλες των κόσμων, ε, μέχρι τότε ο Κθούλου στέλνει παράξενα όνειρα και τηλεπαθητικά καλέσματα σε ανθρώπους αρκετά ευαίσθητους ή αν θέλετε αρκετά διαταραγμένους και βέβαια στους σκοτεινούς λάτρεις των αρχαίων θεών που προετοιμάζουν την επιστροφή τους. Ε, πολλά από αυτά, όπω είπα, τα διηγείται και των νεκρονομικών σύμφωνα με το Λάβκραντ, του παράφρονα Άραβα Αμπτούλαλ Χαζρεντ, το οποίο, όπω είπαμε, αν και είναι φανταστικό δημιούργημα του Λάβκραντ, συνθετικά, κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών μελετητών, αντικατοπτρίζει αληθινά απαγορευμένα βιβλία και κείμενα τα οποία πρέπει να είχε μελετήσει ο Λάβκραντ και το οποίο είναι μια τεράστια ανοιχτή συζήτηση εδώ και έναν αιώνα. Ο παράξενος αυτός σιδηρόδρομος μυστηρίων ξεκίνησε στη δεκαετία του 1920 και αμέσως προκάλεσε ευρύτερο ενδιαφέρον στους κύκλους των αλληλογράφων του H.P. Lovecraft και όλα φαίνεται ότι άρχισαν με το τρομακτικό διήγημα «The Call of Cthulhu» «Το κάλεσμα του Cthulhu» που ο Lovecraft έγραψε το καλοκαίρι του 1926 και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό «Weird Tales» τον Φεβρουάριο του 1928. Στην αρχή αυτό το πιο θρηλυκό διήγημα του φανταστικού του 20ου αιώνα, το The Call of Cthulhu, είχε απορριφθεί από τον editor, από τον αρχισυντάκτη, ας το πούμε, του περιοδικού Weird Tales, από τον Farnsworth Wright. Αλλά τελικά σε δεύτερη φάση έγινε αποδεκτό προς δημοσίευση έπειτα από την πιεστική διαμεσολάβηση του φίλου του Λαυκραφτ, του συγγραφέα Donald Wondray. Ο Donald Wondray μετέπειτα ήταν συνειδητής μαζί με τον August Derleth του εκδοτικού οίκου Arkham House. Σε αντίθεση βέβαια με τον August Derleth που όπως είπα δεν είχε συναντήσει προσωπικά τον Λαυκραφτ, ο Donald Wondray είχε ταξιδέψει μέχρι το Providence του Rhode Island και είχε συναντηθεί δύο φορές με τον Lovecraft με τους οποίους, οποίους συνέδε στενή φιλία. Έτσι λοιπόν με την πίεση του του Donald Wandrei προς τον Farnsworth Wright, τον editor του Weird Tales ε, κατά, κατάφερε τελικά τον Farnsworth Wright να ε, αποδεχτεί τη δημοσίευση του μεγάλου αυτού διηγήματος του The Call of Cthulhu το 1928. Την εποχή εκείνη οι περισσότεροι συγγραφείς του Φανταστικού, το ίδιο και αυτή για τους οποίους μιλάμε ε, στην ουσία ζούσανε φτωχικά, βέβαια, δημοσιεύοντα τα pulp περιοδικά της εποχής, ε, τα οποία ήταν αφιερωμένα στη Φανταστική Λογοτεχνία, στη λογοτεχνία Τρόμου. <κοί> με συγχωρείτε. Στην Επιστημονική Φαντασία κλπ. Με ελάχιστες αμοιβές, φυσικά, αμοιβόταν με τη σελίδα. Ε, και... Κάποιοι είχαν καταφέρει και γράφανε συχνά σε περιοδικά όπως το Weird Tales νωρίτερα από τον Λαύγραφτ και κάπως ας πούμε τον βοηθούσαν φιλικά να πιέσουν τους διευθυντέ των περιοδικών αυτών να συμπεριλάβουν στην ύλη του τα διηγήματα του Λάβρα, τα οποία πολύ σύντομα με τις δημοσίες αυτές κέρδισαν ένα μεγάλο αναγνωστικό κοινό και το όνομά του ήταν πολύ γνωστό και πολύ συζητημένο τους αναγνώστες των Πάλπ περιοδικών τη δεκαετία του 1920-1930. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Πατελής Γιαννουλάκης, είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτρια μου και συζητάμε σήμερα κάτι πάρα πολύ παράξενο. Τον Κθούλου μας ακούει εκεί έξω, άραγε. Ja, yeah, hier yeah, hat Tulou getan. Ja, hier hat Tulou getan. Ja, hier hat Tulou getan. Ja, hier hat Tulou getan. Ja, Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Live σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη στις 10, έτσι και σήμερα, live στις 25 Απριλίου του 2023, 923 1923 πήγα να πω για να είμαι μέσα στο κλίμα του, της περίοδου του Λαυγραφτ. Εκπέμπουμε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου για τον Κθούλου και τον H.P. Lovecraft για λογαριασμό του Radio Nowhere φυσικά και του αορά του κολεγίου. Οι συχνότητέ μας αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Albedo 14. Ή τελος πάντων αυτή είναι η δική μου προσπάθεια να αποδώσω προφορικά την αρχαία εξωγήινη γλώσσα των μεγάλων παλαιών. In his house at Lier, dead Cthulhu waits dreaming. Στον οίκο του στη Ριλια, νεκρός ο Cthulhu περιμένει και ονειρεύεται. Είπαμε ότι όλα ξεκίνησαν από το δεκόλο Call of Cthulhu, το μεγάλο αυτό διήγημα του Lovecraft. Η υπόθεση με δυο λόγια του διηγήματος είναι το ότι η ιστορία... Αποτελείται από τρία μέρη, τα οποία είναι αλληλοσυνδεόμενα και παρουσιάζονται σαν σημειώσεις που ανήκουν στον Francis Θέρστον, έναν ε, βοστονέζο λόγιο ε, που διερευνεί την αρχαία θεότητα Κθούλου. Το πρώτο μέρος που έχει το τίτλο The Horror in Clay, ο τρόμος στον πυλό, ασχολείται με ένα μυστηριώδες ε, πύληνο ανάγλυφο που αναπαριστά τον Κθούλου ο Θέρστον το βρίσκει αυτό μέσα στα υπάρχοντα του γέροντα θείου του του καθηγητή Έιντζελ το αγαλματίδιο αυτό ε, έχει δημιουργηθεί από τον πολύ παράξενο γλύπτη Χένρι Wilcox το Μάρτιο του 1925, καθώς ο Γλύπτης ήταν σε μια κατάσταση ημινάρκης. Ε, εκείνη την περίοδο ο Γλύπτης Βίλκοξ ε, στοιχιώνονταν από μυστηριώδη οράματα κυκλόπιων πολιτιών. Ε, ήταν συνεχώς ανάμεσα σε μια κατάσταση ονείρου και γρήγορσης και ο καθηγητής Έντζελ αποκτώντας το αντικείμενο αυτό, επίσης ανακάλυψε αναφορές των τόπιον, κυρίως καλλιτεχνών, γλυπτών, αρχιτεκτόνων και άλλων διανοούμενων. Ε, αναφορές που μιλούσαν για τον γλυπτη Βουίλκοξ περιγράφοντας τον μια ευαίσθητη ψυχή ε, που ταλαιπωρούνταν από εφιάλτες. Ε, όταν ο Βουίλκοξ ε, Ανακάλυψε ότι είχε κατασκευάσει αυτό το παράξενο αγαλματίδιο εν του μέσα σε μια κατάσταση ε, ψυχεδελική, ε, το πήγε στον καθηγητή Angel, ο οποίος του είπε ότι το ανάγλυφο αυτό του θυμίζει μια, ένα φιγουρίνι το οποίο είχε κατασχεθεί από την αστυνομία από μέλη ε, μια έκτας στη Νέα Ορλεάνη το 1907. Το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο έχει τον τίτλο «The Tale of Inspector Legras», η διήγηση του επιθεωρητή Legras, ο αστυνομικός επιθεωρητής John Legras αναφέρει ότι σε ένα συμπόσιο μιας αρχαιολογικής εταιρείας συμμετείχε και αυτός για να μιλήσει για την... Σύλληψη και τη διάλυση μια έκτας που λάτρευε τον Κθούλου από την οποία κατασχέθηκε το επίμαχο αγαλματίδιο που είχε στα χέρια του ο Λεγκράς και υποστήριξε ότι αυτή η έκτα έκανε όργια, κατά τα οποία ας πούμε κάνανε και ανθρωποθεσίες στους βάλτους τη Νέα μια ομάδα από αστυνομικούς με επικεφαλή των Λεγκράς έφτασε στην, στο σκηνικό εκεί ε, ψάχνοντας κάποιους ανθρώπους που είχαν απαχθεί. Ε, Και έτσι η αστυνομία κατάφερε να συλλάβει πολλά μέλη της παράξενης τρομακτικής αυτής έκταση, ε, αλλά οι ανακρίσεις που κάνανε δεν φέραν ιδιαίτερα αποτελέσματα ω το περικίνος πρόκειται ακριβώ διότι αυτά, αυτά τα μέλη ήταν σχεδόν παρανοϊκοί άνθρωποι που υποστήριζαν μέχρι τελευταίας Ρανίδος την λατρεία τους αυτήν και τη Σέκτα. Ένας από αυτούς, ο Γέρος Κάστρο, δήλωσε ότι η ώρα του Κθούλου είχε έρθει και αυτό θα γινόταν όταν τα άστρα είναι σε μια συγκεκριμένη θέση και αυτή η θέση είναι η εποχή αυτή ο καθηγητής Λεγκράς αργότερα ανακάλυψε ότι οι ψαλμοί που άκουγε καθώς παρακολουθούσαν τις τελετές της έκτας αυτής τους βάλτους ε, χρησιμοποιούνταν από μία φυλή εσκιμών, ε, όπως του το αποκάλυψε ε, ένας από τους ε, ανθρώπους που συμμετείχαν λόγιους που συμμετείχαν σε αυτό το συμπόσιο. Το τρίτο μέρος το τρίτο κεφάλαιο του διηγήματος έχει το τίτλο «The Madness from the Sea», «Η τρέλα από τη θάλασσα», όπου ο Θέρστον, η τρελα απο τη θαλασσα οπου ο θερστον η σημειώσει του οποίου είναι όλα αυτά, συνεχίζει την έρευνά του και μαθαίνει για τον νορβηγό ναύτη Γκούσταβ Γιόχανσεν, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιζών του πληρώματός του από μια καταστροφή στην οποία επιβίωσε ναυτική και βρίσκει χειρόγραφα που διηγούνται το τελευταίο ταξίδι που έκανε ο Ιόχανσεν ε, στο πλοίο ΕΜΑ, η e MMA. Κατά τη διάρκεια μας το σκάφος ΕΜΑ συνάντησε ένα πειρατικό γιοτ, το Alert, και πολέμησαν μεταξύ τους τα πληρώματα ε, οι πειρατές φορθούσαν να καταλάβουν το πλοίο του Ιόχανσεν αλλά τελικά νίκησε το πλήρωμα του πλοίου των τους και παρ' όλα αυτά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο αίμα το οποίο είχε κάποιες καταστροφές και να μεταφερθούν στο πλοίο των πειρατών, το alert έχοντας συλλάβει και αρκετούς από τους πειρατές. Ο Γιώχανσεν πήρε την εξουσία στο πλοίο αυτό, έγινε δηλαδή καπετάνιος καθώς ο καπετάνιος το δικό του και οι δεύτεροι και αυτοί είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Πάνω στο Αλέρτ λοιπόν οι ναύτες ανακαλύπτουν ένα γαλματίδιο του κθούλου, το οποίο τους κατατρομάζει και τους αιδιάζει. Το είχαν δηλαδή στο Αλέρτ πλιάριο οι πειρατές αυτοί. Οι ναύτες συνεχίζουν το, την πορεία τους και τελικά βρίσκονται στο αχαρτογράφητο νησί πάνω στο οποίο υπάρχει η αρχαία πόλη της δίε στον Ελληνικό Ωκεάνο όλα αυτά. Τρομοκρατούνται εκεί, συνειδητοποιούν ότι αυτό το νησί έχει αναδυθεί από τη θάλασσα, είναι γεμάτο φύκια και τέτοια, ε, και κατεβαίνουν για να εξερευνήσουν το παράξενο αυτό νησί ε, και τα κτίσματα αυτά. Η γεωμετρία του, του νησιού είναι τελείως ανήκεια... Και, και υπάρχουν πολλές παραδοξότητε οι οποίες περιγράφονται σε σχέση με το νησί... που ε, θα πάρουμε χρόνο τώρα να τις αναφέρουμε όλες. Ε, Πλησιάζουν σε μία τεράστια πύλη... η οποία μοιάζει να μην είναι κανονική γεωμετρία και όταν τελικά τυχαία κάτι κάνουν και την ανοίγουν... Εμφανίζεται από μέσα, από τα έγκατα, Νησίου, στο οποία οδηγεί, οδηγεί αυτή η πύλη, ο Κθούλου, ότι ε, ήταν ο τέρας, ο οποίος ξύπνησε μέσα από τα όνειρά του. Αρκετή από τους νάθρες πεθαίνουν πάνω στο σκηνικό, ε, αρπάζει κάποιος ο Κθούλου, και καθώς οι άλλοι τρέχουν για να γλιτώσουν τη ζωή τους... Ε, Γίνονται διάφορα παράδοξα περιστατικά που μοιάζει σαν να του προσπαθεί να τους ε, παγιδεύσει να τους ρουφήξει η ίδια η πόλη. Ε, είναι ένα σκηνικό ας πούμε, το οποίο είναι φιαλτικό και το οποίο περιγράφεται έτσι λίγο αόριστα από τον Λάουγκραφ. Ο μόνος ο οποίος καταφέρνει να δραπετεύσει και να γλιτώσει τη ζωή του και, την, ε, και το μυαλό του είναι ο Γιώχαντζεν ο οποίος ανεβαίνει πάνω στο πλιάριο αλλά το ότι δεν έχει πολύ χρόνο για να μπορέσει να αναπτύξει ταχύτητα και να ξεφύγει από την κατάσταση αυτήν. Ο Γιώχανσεν γυρνάει λοιπόν το πλοιάριο και εμβολίζει τον Κθούλου, ο οποίος μέχρι τότε είχε μπει μέσα στη θάλασσα. Ε, πάνω στη φάση που ο Κθούλου προσπαθεί να συνέλθει, καταφέρνει με το πλοιάριο ο Γιώχανσεν και ξεφεύγει. Μερικές μέρες αργότερα η Ρίλε μαζί με τα παράξενα ανάκτορα και την τιτάνια πολιτεία, το νησί αυτό, ξαναβυθίζεται μέσα στον ωκεανό και οι εφιάλτες που σκόρπισε χωρίς να το ξέρει πολλοί κόσμος εξαφανίζονται μαζί του. Ο Θέρστον αφού του μαθαίνει ότι ο Ιόχανσεν τελικά πέθανε κάτω από άγνωστες ηθίκες αρκετά χρόνια αργότερα θεωρεί ότι ο καθηγητή πέθανε και αυτός στα χέρια του της Σέκτας αυτής που λατρεύανε τον Κθούλου. Ε, και πίτα φοβάται ότι έχει γίνει και αυτός στόχος της Σέκτας, γιατί είχε μάθει πάρα πολλά, και κάπως έτσι τελειώνει το διήγημα με τον Θέρστον να προσπαθεί να μην σκέφτεται καθόλου τον ερχομό του Κθούλου, να πάψει δηλαδή, να εστιάζει τον νου του σε όλη αυτή τη δαιμονική κατάσταση. Τώρα, εγώ το αδικό με αυτήν την μικρή ε, περίληψη είναι πραγματικά ένα αριστούργημα του υπερφυσικού τρόμου. Δεν έχει γραφτεί κάτι ανάλογο πιο πριν. Εδώ μου δείχνει στην κυβέρνητριά μου ένα σημείωμα του Ρόμπερτ Howard του Robert Έρβιν Howard του δημιουργού του Κόναν και πολλών άλλων καταπληκτικών ιστοριών, ο οποίος ήταν μαθητής του Λάουκραντ. Ε, σημειώνει ο Ρόμπερτ Χάουαρτ για το κόλο κθούλου του Λάουκραντ σε μια κριτική που κάνει σε ένα περιοδικό. This is a masterpiece which I'm sure will live as one of the highest achievements of horror literature. Mr. Lovecraft holds a unique position in the literary world, he has grasped to all intents the worlds outside our world. Είναι ένα αριστούργημα που είμαι σίγουρος ότι θα επιζήσει και θα χαρακτηριστεί ω ένα από τα ψηλότερα κατορθώματα της λογοτεχνίας τρόμου. Ο κύριος Lovecraft κρατάει μια μοναδική θέση στον κόσμο της λογοτεχνίας και έχει συλλάβει με πολλούς σκοπούς τους κόσμους που βρίσκονται έξω από τον κόσμο μας αυτά με δυο λόγια είναι η πλοκή του The Call of Cthulhu το κάλεσμα του Cthulhu του H.P. Lovecraft ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο παντελή Γιαννουλάκης και άραγε μας ακούει κανείς εκεί έξω Hey there Cthulhu Down there in your sunken city You're a billion light years distant And the stars look very pretty From reality. And yet, so far away. Yeah, yeah. or is that Thulufathine? I can never quite remember, cause I'm not in my right mind since I met you. No one corrupts the way you do. You know it's true Oh, it's what you'll do This call gets through Το διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελή Γιαυουλάκει Λάει σήμερα, 25 Απριλίου του 2023, εκπέμπουμε μαζί με τη συγενήτριά μου από το υπερπέρα ανεκήτο στη γη τη συγχροτητέ μα για λογαριασμό του αγορά του κολλείου. Αναμεταδίονται οι συχνότητέ μα προ του Άγνωστου παραλύτε του από το ίντερνετ ρέτριο Αλβί 14. Το The Call of Cthulhu, το κάλεσμα του Cthulhu δεν είναι απλά ένα λογοτεχνικό όνειρο του Lovecraft αλλά προέρχεται από ένα όνειρο του Lovecraft Ήταν ένα δηληνό του 1939 προσέξτε όταν στο Shock City του Wisconsin, στην πατρίδα δηλαδή του August Derleth ο Ντέρλεφ καθόταν δίπλα από τον τζάκι απέναντι από τον πολύ καλό φίλο του Λαυκραφτ, τον συγγραφέα Ρόμπερτ Μπλοχ. Ο Ρόμπερτ Μπλοχ έγινε πολύ γνωστός αργότερα για το έργο του «Σάικο, ψυχό», το οποίο μετέφερε στον κινηματογράφο ο Άλφρετ Χίτσκοκ. Μάλιστα, θυμάμαι πάντα μια ατάκα του Ρόμπερτ Μπλοχ, την οποία... ...όλας προς την αποδίδουν στον Στίβεν Κίνκ... ...είναι λάθος είναι ότι το έχει πει ο Ρόπερτ Μπλοχ... ...είναι σε μια συνέντευξη που του παίρνει μια αγαθή κυρία... ...ο Ρόπερτ Μπλοχ ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος... ...και του λέει καλά στη συνέντευξη αυτή... ...καλά εσείς ένας τόσο αξιαγάπητος, τόσο καλός άνθρωπος... ...πώς, πώς, πώς μπορείτε και γράφετε όλα αυτά τα τρομακτικά και απέσια πράγματα... ...και τότε ο Μπλοχ είχε απαντήσει έχω την καρδιά ενός μικρού παιδιού σε ένα βαζάκι πάνω στο γραφείο μου αυτός ο Robert Bloch λοιπόν εδώ μαζί με στο σκηνικό που σας περιγράφω αρκετά δύο περίπου τρία χρόνια μετά τον θάνατο του H.P. Lovecraft είναι μαζί στο Shock City του Wisconsin, όπου ήταν και η, αργότερα η έδρα του Arkham House του εκδοτικού οίκου που ίδρυσε ο Derleth μαζί με τον Donald Wondre για να εκδώσουν το έργο του Lovecraft, και έτσι έγινε και γνωστό. Καθότουσαν εκεί μαζί λοιπόν οι δυο του, ο Μπλοκ και ο Ντέρλεθ, και κοιτούσαν ένα χαρτί. Το χαρτί αυτό ήταν μια επιστολή του εκ λοιπόντο Χάουαρτ Φίλιπ Λάβκραντ. Ο Μπλοκ είχε πει τον Ράιχαρτ Κλάινερ, έναν ε, αλληλογράφο επί πολλά χρόνια και επιστήθιο φίλο του Λάβκραντ, στον οποίο να απευθυνόταν η επιστολή αυτή, το χαρτί αυτό που είχαν στα χέρια τους, του του Είχε πείσει λοιπόν ο blog των Ράιχατ Κλάινερ να του τη δώσει για να την καταθέσει στη συλλογή των επιστολών που έκανε το Arkham House για να εκδώσει την αλληλογραφία του Lovecraft, όπως και τα κατάφερε μες τα χρόνια ο Ντερλεφ και ο Γόντρε και ε, βγάλανε αυτούς τους θρυλικούς πέντε τόμους του Arkham House «Selected Letters of H.P. Lovecraft Ο Κλάινερ αν και είχε παραχωρήσει αρκετέ επιστολέ, είχε πολλέ επιστολέ του Λάουκραφ τι οποίε αρνιόταν πεισματικά να τι καταθέσει προς έκδοση. Και ο Μπλοχ είχε καταφέρει και του είχε πάρει τελικά μία από αυτέ. Ο Ντέρλε πήρε στα χέρια του το γράμμα, κοίταξε ερευνητικά το παράξενο ύφο του Μπλοχ και καταδύθηκε μετά να διαβάσει τον γνωστό, διαστικό αλλά καλλιγραφικό, σαν μινιατούρα, χαρακτήρα των γραμμάτων του Λάουκραφ τη Επιστολή. Αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αυθεντική. Οπότε ακούμπησε πίσω, πρόσφερε ένα απούρο στον άναψε και αυτό την πίπα του και άρχισε να διαβάζει αργά και κατανοητικά. Έχω μπροστά μου την επιστολή, την έχω αποδώσει εγώ στα ελληνικά, μου τη δείχνει εδώ η συγκυβερνήτριά μου στο control panel της. 21 Μαΐου του 1920. Α, και ακόμη ένα όνειρο. Βρισκόμουν σε ένα μουσείο κάπου στο κέντρο του Providence. Δεν υπάρχει όμως μέρο. Προσπαθώντα να πουλήσω στο διευθυντή του μουσείου ένα ανάγλυφο που μόλι είχα φτιάξει από πυλό. Με αν ήμουν τρελό, που προσπαθούσα να του πουλήσω κάτι μοντέρνο, ενώ το μουσείο ήταν αφιερωμένο σε αρχαιότητες. Ήταν ένα γέροντα πολύ μορφωμένο και χαμογελούσε ευγενικά. Του απάντησα με λόγια που τα θυμάμαι από το όνειρο με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό είπα, το έφτιαξα στα όνειρά μου και τα όνειρα του ανθρώπου είναι αρχαιότερα από την Αιγύπτο. Και από τη κυθροποί σφίγγα ή από τους κρεμαστού κήπου τη Βαβυλώνα. Ο διευθυντή τότε μου ζήτησε να εξετάσει το παράξενο ανάγλυφό μου και εγώ του το έδωσα. Απικόνιζε μια πομπή Αιγυπτίων ιερέων. Καθώς του έδειχνα το γλυπτό, το ύφο του γέροντα άλλαξε ξαφνικά. Η ευθυμία που είχε έδωσε τη θέση της σε καθαρό τρόμο. Μπορώ ακόμη να βλέπω μπροστά μου τα γαλάζια μάτια του να γουρλώνουν κάτω από τα του. Και είπε αργά, απαλά και καθαρά. Ποιος είσαι? Μπορώ να αναπαράγω το θεός και τον εντυπωσιασμό της χαμηλής φωνής του μόνο με κεφαλαία, το γράφει στα κεφαλαία. Ποιος είσαι? Απάντησα απλοϊκά. Το όνομά μου είναι Lovecraft, Χάουαρτ Φίλιπς Lovecraft, εγγονός του Βίπλ philips Θεώρησα ότι ένας άνθρωπος της ηλικία του ίσως θα εκτιμούσε περισσότερο τον παππού μου Από ότι θα εκτιμούσε εμένα Αλλά αυτός απάντησε ανυπόμονα Όχι, όχι, Ποιο ήσουν πριν από αυτό Του απάντησα ότι δεν θυμόμουν καμία άλλη ταυτότητά μου Πέρα από αυτέ που είχα σε όνειρα Τότε ο ηλικιωμένος δευθυντής του μουσείου Μου πρόσφερε μια πολύ υψηλή τιμή Για να αγοράσει το πράγμα που είχα φτιάξει από πυλό Αλλά εγώ την αρνήθηκα. Γιατί η διαισθησή μου μου είπε ότι είχε σκοπό να το καταστρέψει, ενώ εγώ ήθελα να το δω να κρέμεται στους τοίχους του μουσείου. Τότε με ρώτησε πόσα ήθελα τελικά για το ανάγλυφο, και εγώ χαριτολογώντας απάντησα, μη θέλοντα πια βέβαια να το αποχωριστώ: Θέλω ένα εκατομμύριο λίρε. Με έκπληξη μου είδα ότι ο γέροντα δεν έβαλε τα γέλια. Έμοιαζε μπερδεμένο, προβληματισμένο και πάρα πολύ φοβισμένο. Έπειτα είπε με τρεμουλιαστή φωνή. Κύριε μου, ελάτε πάλι σε μια βδομάδα, παρακαλώ πολύ. Θα συζητήσω σοβαρά το ζήτημα με τους διοικητέ του Ιδρύματος. Εδώ τελείωσε αυτό το όνειρο, αν και δεν ξύπνησα σε αυτό το σημείο. Το όνειρο άλλαξε σε ένα άλλο, στο οποίο παρασυρώμουν στα νερά ενός λιμνάζοντα ποταμού ανάμεσα σε ψηλούς βράχους από μαύρο βασάλτι. Και να μου, τι ήταν αυτό που με παρέσαιρνε, διότι τα νερά... Δεν παρουσιάζουν καθόλου κίνηση και δεν υπήρχε ούτε μια πνοή ανέμου στην αβάσταχτη σιωπή. Αυτό το ζευγάρι των Ονείρων ήρθε και με βρήκε στη μέση ενό απογεύματο όταν είχα σταματήσει για λίγο το γράψιμο εξαιτία μια νευρική εξάντληση, καθώ είχα κουμπίσει το κεφάλι μου στα χέρια μου γέρνοντα πάνω στο τραπέζι μπροστά μου πάνω στα συγγραφικά χαρτιά μου. Έχω φτάσει, φίλε, σε ένα επίπεδο όπου ο ύπνο με παίρνει κατά αυτόν τον τρόπο πολύ συχνά. Και αυτό με βοηθά να συνεχίζω και να πετυχαίνω περισσότερα από το συνηθισμένο ανάμεσα στα όνειρα και στην εγρήγορση. Τα όνειρα αυτά μου δίνουν μία αίσθηση του παράξενου και του φανταστικού και τα νιώθω σαν μη γιήνες εμπειρίες. Σαν θαύματα που δεν θα μπορούσα να δω με τα φυσικά μου μάτια παρά μόνο με τα μάτια του νου. Ονειρεύομαι τέτοια πράγματα από τότε που ήμουν αρκετά μεγάλος για να μπορώ να θυμάμαι τα όνειρά μου. Και μάλλον θα συνεχίσω να τα μέχρι την ημέρα που θα κατέλθω και εγώ στον Άδη. Αυτό έγραφε η επιστολή αυτή του Λάβκραφτ, η απόδοση στα ελληνικά είναι δική μου, και αυτή ήταν η βάση, η έμπνευση ας το πούμε, μαρτυρούσε η επιστολή αυτή δηλαδή γι' αυτό ακριβώς, ότι αυτό ήταν η βάση, η έμπνευση για το The Call of Cthulhu, για το κάλεσμα του Cthulhu. Το διήγημα του Lovecraft το οποίο ξεκίνησε ε, όλο το κόνσεπτ του Cthulhu μύθου. Λοιπόν. Δηλαδή, είναι στην ουσία η σπόρη, α πούμε, κυρίως του πρώτου κεφαλαίου του The Horror in Clay, του Ο τρόμο στον πυλό. Αυτό το όνειρο το έχει το 1919, ο που το σημειώνει και το διηγείται στην επιστολή αυτή προς τον Ράιχρατ Κλάινερ τον Μάιο του 1921 και υπήρχε και ακόμη μια επιστολή που έλεγε περισσότερες λεπτομέρειες, το Δεκέμβρη του 14 του 1920. Θυμίζουμε εδώ τον μεταξύ ονείρου και γρήγορος καλλιτέχνη καλλιτέχνης Wilcox, η Μήτρελος σε ψυχεδελική κατάσταση που κατασκευάζει το ανάγλυφο τον τρόμο στον πυλό και το παρουσιάζει μετά στον καθηγητή Έιντζελ. Φυσικά όλα αυτά που ξεκινούν το, το κθούλου μύθος σίγουρα ο Λάου Κραφτή έχει πειραστεί και από μερικά άλλα πράγματα. Ε, πάντως ε, ε, αυτό το όνειρο το χρησιμοποιεί στο Place book, δηλαδή στη, στο σημειωματάριο του. Έχει εκδοθεί σε περιορισμένα αντίτυπα το «The Commonplace Book of H.P. το σημειωματάριο του H.P. Lovecraft, το οποίο το έχω στα χέρια μου. Ε, και εκεί λοιπόν ανακαλύπτουμε στις σελίδες του ότι έχει μία ε, ε, σημείωση τον Αύγουστο του 1925, η οποία κάπως περιγράφει την ιδέα του ονείρου με το ανάγλυφο και σε μια σημείωση της σημείωσης γράφει κάτω από το όνειρό του που το περιγράφει ο Λαύγραφτ προς τον εαυτό του «Add good development and describe nature of bas-relief». Δηλαδή πρόσθεσε μια καλή εξέλιξη σε αυτό το story και περιέγραψε την φύση του ανάγλυφου προς τον εαυτό του σούμε, για μελλοντική χρήση. Σίγουρα όπως είπα έχει πειραστεί και από άλλα πράγματα για παράδειγμα... Πιστεύουμε εμεί οι μελετές του Λάβγραφ ότι έχει επηρεαστεί ως προς τον Κθούλου από το σονέτο The το Κράκεν» του ποιητή Alfred Lord Tennyson το οποίο α, εκδόθηκε το 1830 ότι ήταν μεγάλη έμπνεση αυτό. Ε, γιατί αναφέρει ένα τεράστιο α, θαλασσινό υποβρύχιο α, πλάσμα το οποίο κοιμάται σε όλη την ονειότητα, στο βυθό του ωκεανού και είναι προορισμένο να αναδυθεί από τον ύπνο του σε μια εποχή της αποκάλυψης, ας πούμε. Το κράκεν the κράκεν. Επίσης, εγώ εντοπίζω και κάποιες ομοιότητες, κάποιον επηρεασμό δηλαδή που έχει ο Λάβγραφτ, από τον Άρθουρ Μάχεν, τον οποίον θαύμαζε και φυσικά θαυμάζουμε κι εμείς μαζί με τις κυβερνήτρια, ε, από το The Novel of the Black Seal, η νουβέλα της Μάρης Φραγίδας του 1895, που χρησιμοποιεί ο Μάχεν εκεί, την ίδια μέθοδο του να έχει ας πούμε αποσπάσματα τα οποία τα τη μεταξύ τους σε μία έτσι αποσπασματική γνώση του τι συμβαίνει. Ε, Συμπεριλαμβανομένο βέβαια όπως και ο Λαύγραφτ και από, από κόμματα εφημερίδων ε, για να αποκαλύψει τελικά την επιβίωση ενός τρομακτικού αρχαίου όντος Και βέβαια, έχει θεωρηθεί από πολλούς και συμφωνώ και εγώ, ότι ο Λάυγκραφ πρέπει επίσης να εμπνέστηκε αρκετά και από το θρηλυκό βιβλίο του William Scott Elliot, του θεοσοφιστίας του, «The Story of Atlantis and the Lost Lemuria», «Η ιστορία της Ατλαντίδος και της Χαμένης Λεμουρίας». Είναι δύο έργα αυτά, το ένα του 1896, το άλλο του 1904, τα οποία παραδοσιακά παρουσιάζονται μαζί και μετά. Το οποίο ο Λάβγκραφ το διάβασε, αν με καλά, το 1926, λίγο πριν αρχίζει να γράφει και να δουλεύει, ας πούμε, πάνω στην ιστορία Δεκόλοφ Κθούλου. Επίσης γνωρίζουμε πόσο πολύ θαύμαζε και πόσο έχει επηρεαστεί στην πρώτη περίοδο της συγγραφικής του δραστηριότητα ο Λάβγκραφτ πόσο θαύμαζε τον Λόρδ ε, ο οποίος έγραψε τους θεούς της Πεγκάνα, The Gods of Pegana το 1905 ε, όπου εκεί στα διηγήματα που αποτελούν το The Gods of Pegana του Ντάνσανη ε, παρουσιάζει έναν θεό ο οποίος ε, συνεχώς τον ανουρίζουν για να κοιμάται για να αποφύγουν τις συνέπειες του ξυπνήματό του. Και υπάρχει και ένα άλλο έργο του Ντάνσανη το «A Shop in a go by street» του 1919 το οποίο δηλώνει uh, The heaven of the gods who sleep. Οι ουρανοί ή ο παράδεισο των θεών που κοιμούνται. And unhappy are they that hear some old god speak while he sleeps, being still deep in slumber. κλπ. Uh, αναφέρεται επίση, ξέχασα να σα πω ότι αναφέρεται ένα σεισμό uh, που γίνεται στο Κόλο Κιθούλου ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είναι ο σεισμός του 1925 που έχει μείνει να ονομάζεται Σαρλεβουά Καμουράσκα, τον οποίο να πούμε ξεσήκωσε ο Λάβγραφτ και τον περιέλαβε ας πούμε, την ίδια ακριβώς εποχή που έγινε ο σεισμός αυτός, στο The Call of Cthulhu. Φυσικά υπάρχει και η μεγάλη επιρροή, όχι μόνο στο Λάβγραφτ, αλλά στους πάντε, τη καταπληκτική νουβέλλας του Άμπραχαμ Μέριτ, το The Moonpool, η Λίμνη του Φεγγαριού, του 1918, όπου εκεί, ας πούμε, έχει πάρα πολλά στοιχεία, ομέρη, από κούφια γη μέχρι ό,τι μπορείτε φανταστείτε. Ε, το οποίο, επίσης, στις κριτικές του, στο έργο του The Supernatural Horror in Literature, ο επιφυσικός τρόμος στη λογοτεχνία, ο Λάβγραφ το εκθιάζει. Το γνωρίζει, δηλαδή. Ε, αυτές είναι οι επιρροές του Call of Cthulhu, του διήγηματο αυτού που ξεκινάει τα πάντα... Ε, για τη μυθολογία Κθούλου. Αναφορές των Κθούλου εμφανίζονται και σε άλλα διηγήματα του Λαύγραφτ, μετά από αυτό. Ενώ το πρώτο διήγημα στο οποίο εμφανίζεται ο παράφρονας Άραβας Αμπτούλα Αλχαζρέντ... είναι το «The Nameless City», ε, η ανώνυμη πολιτεία... γραμμένη τον Ιανουάριο του 1921. Αλλά η πρώτη αναφορά των νεκρονομικών... Γίνεται, γιατί ε, στο The Name of the η πρώτη αναφορά το 1921 στον Αμπτούλα Χαζρέντ. Η πρώτη αναφορά στον αικρονομικών το οποίο έχει γράψει ο Αμπτούλα Χαζρέντ γίνεται στο διήγημα του Lovecraft The Hound, το κυνηγόσκυλο, γραμμένο το Σεπτέμβριο του 1922 και δημοσιευμένο στο περιοδικό Weird Tales. Αν θυμάμαι, το Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 1924. Τώρα, στο δίγυμα του Lovecraft, The Nameless City, ο Αφηγητή μιλάει για μια μυστηριώδη ριπομένη πόλη, την Ιρέμ, γνωστή και ως η Ιρέμ των Κιώνων, στη μεγάλη έρημο της Αραβίας, στην Ρόμπα-Ελ-Χαλίγε, δηλαδή, στο The Empty Quarter της αραβικής Χερσονήσου, όπως λέγεται. Ε, διαβάζουμε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτρια από το δίγημα η απόδοση στα ελληνικά δική μου. Ε, δεν υπάρχει θρύλος τόσο παλιό, που να τη δίνει κάποιο όνομα ή που να θυμάται ότι ήταν κάποτε ζωντανή η πόλη αυτή. Αλλά μιλούν για αυτοί οι ψήθυροι γύρω από τι φωτιές των καταβλισμών στην έρημο και στις σκηνές των σείχηδων και όλε οι φυλέ τρομάζουν στο άκουσμά τη χωρίς να ξέρουν στα αλήθεια γιατί. Ήταν γι' αυτό το μέρος που ονειρεύτηκε ο Αμπτούλ Αλχαζρέντ, ο τρελός ποιητής, μια νύχτα πριν τραγουδήσει αυτό το ανεξήγητο δύστιχο. «Δεν είναι νεκρό αυτό που αιώνια μπορεί να κοίτεται, και με το πέρασμα των ταράξεων αιώνων, ακόμη και ο θάνατος μπορεί να πεθάνει. That is not dead which can eternal lie and with strange aeons even death may die. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που κάνει ο σε αυτό το μετέπειτα διάσημο δίστοιχο από των νεκρονομικών, που υποτίθεται ότι αναφέρεται στον κθούλου. Αν και αυτό δεν έχει ποτέ δηλωθεί ξεκάθαρα από τον ίδιο του του ότι αυτό το δίστυχη αναφέρεται στον κθούλου. Λοιπόν, είναι ένα πρωτοποριακό γεγονό σίγουρα το ότι ο μεγάλο αυτό ο Αμερικανό συγγραφέα άλλαξε την αντίληψη του τρόμου στη φανταστική λογοτεχνία εντάσσοντα για πρώτη φορά τόσο έντονα. Είχαν προηγηθεί βέβαια ο Άρθουρ Μάχεν, ο Άλτζαρον Μπλάκουτ, ο Γούλιαμ Χόουπ Χότζον, που το κάναν και αυτοί αυτό. Αλλά αυτό κάπω συντέργασε και τι δικέ του επιρροές, επιρροές εντάσσοντα για πρώτη φορά τόσο έντονα το εξοκοσμικό στοιχείο. Στην ρεαλιστικά δοσμένη και διανομενίστικη του υπόσταση. Μετάλλαξε δηλαδή με κατά κάποιο τρόπο επιστημονικό τρόπο τι αντιλήψει, α πούμε, του αποκριθισμού και της χρησιμοποίησε έτσι σε και πολύ αληθοφανεί διηγήσει, αφιέρωνε πολύ χώρο και χρόνο για την αληθοφάνεια του πράγματος στο σημείο που νόμιζε ότι μιλάει για κάτι αληθινό. Και ενσωμάτωσε στο έργο του και συνένωσε όλε τι Επιρροές που είχε δεχθεί. Μάχιαν, Μπλάκουτ, Πόου, Ντάνσαν, Ιχόντζον, Chambers, Beers και άλλοι. Πρωτοπόρα ενέταξε στη λογοτεχνία υπερφυσικού τρόμου το ρεαλιστικό εξωγήινο στοιχείο και τρόμους από το διάστημα και από άλλες διαστάσεις και εναλλακτικές πραγματικότητες. Δηλαδή, για να γίνει καλύτερα κατανοητό αυτό που λέω, όχι πια βαμπύρ και λυκάνθρωποι φαντάσματα και νεκροταφεία αλυσίδες που σέρνονται και κλαφθμοί, κάστρα, πνευματιστικές συγκεντρώσεις, γοτσικά τέρατα, αναστημένοι νεκροί, ψυχοπαθείς δολοφόνοι και όλες οι άλλες γνωστές φιγούρες του τρόμου. Ο Λαύγραφτ και μετέπειτα ο συγγραφικό κύκλος του παρουσίασε τον τρόμο από αλλού. Μέσα από την πένα του ο Λαύγραφτ παρουσίασε το απόλυτο άγνωστο και το απόμακρο ξένο εισέβαλε έτσι στον κόσμο των βιβλίων και των περιοδικών για τον επιστολόν προς αμέτρητους παραλήπτες. Και ξεκίνησε έτσι μια επαφή με το εξοκοσμικό. Και έτσι οι εξωγήινες και εξωκοσμικές αυτές νοημοσύνες και τα φαινόμενα που προκαλούν στο γήινο πεδίο, καθώς ο άνθρωπος αδυνατεί να χειριστεί αντιληπτικά και συνειδησιακά την παρουσία τους και οδηγείται συνήθως την τρέλα. Και επίση, παρουσίασε οντότητες, κρυφές εξωγήινες εισβολές, όπως πολύ Γινόταν μια εξωγήνη ζωή, κρυφά, γιατί δεν θα γίνει όταν φανερά. Επαφικές αδερφότητες με αυτούς, ασύλληπτοι πλανήτες, χαμένοι πολιτισμοί, μυστηριακή αρχαιολογία, απαγορευμένη αστρονομία, ονειρική γεωγραφία, κυβαντικός τρόμος, θα λέγαμε, και γενικότερα το κοσμολογικό δέος. Η εξωγήνη του Λάβγραφ ποτέ δεν ήταν οι ανθρώπινες, οι ανθρωποειδείς φιγούρε που όλοι έχουν συνηθίσει τότε. Μια συνήθεια βέβαια που διαρκεί και μέχρι σήμερα. Αλλά ασύλληπτε, ακατανόμαστε οντότητε. Με τελείω, μα τελείω εξωανθρώπινη μορφολογία και βιολογία. Και με γλώσσε, αρχιτεκτονικέ, τεχνολογίε, κουλτούρε, πολιτισμού κλπ. Εντελώ δικού του. ολότελα ξένου για τον άνθρωπο. Όντα που ήταν κατά την εποχή που τα έγραφε αυτά ο Λάβκραντ. Σαφώ σε πλήρη αντίθεση με τι πριγκίπισε του Άρη, του Edgar Eyes με τον Μπακ Rogers των Εφημερίδων, με τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, τι αφελεί εμπορικέ ιστορίε του Τσίμπουρη Queen, του διαστημικού cowboys του E. Doc Smith κλπ. Κλ. Είναι μια πολύ ωραία εποχή, αλλά δεν είναι καμία σχέση ο Λάβκραθ με την εποχή στην οποία ζει μέσα σε όλα αυτά. Ο Λάβκραθ έκανε τα πάντα για να πείσει του συγγραφεί να σταματήσουν να χρησιμοποιούν μάλιστα φανερέ αγγλικέ ρίζε στην πάντα αφελή επινόηση των εξωγήινων ονομάτων. Όπω π.χ. Τάρκο, Ζάρκων, Άσταρ, Σλάν, Γκον, Μπέρεκ κλπ. Και ανταυτόν να προσπαθούν να φανταστούν εξωανθρώπινους ήχου και να του παρουσιάζουν φωνητικά. Λοιπόν, μια και το αναφέρω αυτό, ω χαρακτηριστικό δείγμα, μου το δείχνει τώρα εδώ η συγκυβερνήτριά μου, το έχω μεταφράσει εγώ στα ελληνικά. Ω χαρακτηριστικό δείγμα τη σκέψη του λαούκα πάνω στο ζήτημα αυτό, θα σα διαβάσω λίγο το κείμενο. Ε, το οποίο το είχα ανακαλύψει πολύ παλιά και το 1992 93 και το μετέφρασα και το είχα παρουσιάσει στο βιβλίο μου τότε από τις εκδόσεις Τερανόβα το 1993-1994 «Αυτοί που κρύβονται στο σκοτάδι». Λοιπόν, είναι ένα κείμενο σχετικά με το όνομα του Κθούλου που είναι ένα απόσπασμα από μια συζήτηση που έκανε ο H.P. Λαυγκραφτ διαλλογραφίας με τον φίλο του Dwayne Reimel το καλοκαίρι του 1934, δηλαδή, περίπου τρία χρόνια πριν πεθάνει ο λάδος, κρατεύθηκε από τη ζωή το 1937. Λοιπόν, σας διαβάζω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Η λέξη «κθούλου» γράφεται στα αγγλικά C -T -H -U -L -H -U. «C-T-H-U-L-H-U». l u Μάλιστα, πριν συνεχίσω την ανάγνωση, θυμήθηκα τώρα να, σας, να κάνω ένα σχόλιο το οποίο το θεωρώ σημαντικό, οι μεταφράσεις που έχουν γίνει του Λάυκρα στην Ελλάδα είναι, κατά τη δική μου άποψη, <coughs> με συγχωρείτε, ε, η μεγάλη τους πλειοψηφία, το 95%, ε, είναι απαράδεκτες. Κάποιος που έχει διαβάσει Λάβκρατ στα ελληνικά, σας το λέω αυτό, θα πρέπει να θεωρεί ότι δεν τον έχει διαβάσει το Λάβκρατ. Θα πρέπει να διαβάσετε Λάβκρατ και φυσικά όλους τους μεγάλους συγγραφείς στο πρωτότυπο, στα αγγλικά έχουν πολύ μεγάλη διαφορά οι περισσότερε ελληνικέ μεταφράσει είναι εντελώς απαραδέκτες εντελώς, δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με αυτό που γράφει ο Λαυκραφτ και παρόλα αυτά πάλι το ελληνικό αναγνωστικό κοινό γοητεύτηκε από την πρώτη στιγμή με το Λαυκραφτ και μέχρι και σήμερα φανταστείτε που να τον διαβάσουν και στο πρωτότυπο χαρακτηριστικά θυμάμαι το πρώτο, αν όχι το πρώτο, ένα από τα πρώτα εν πάση περιπτώσει, βιβλία του Λάουκραθ που είχαν βγει στα ελληνικά στι αρχέ τη δεκαετία του 1980, είχαν βγει από του εκδόσει κάκτο, τα κουνά τη τρέλα και άλλα τέτοια. Και θυμάμαι μεταξύ πολλών άλλων το τερατούργημα, και εγώ τα θυμήθηκα αυτά τώρα, για τον Κθούλ, όπου τον μεταφράζανε Κθουλχθούχθου, ο 15. 15". Δηλαδή προσπαθώντα να μεταφράσουν αυτό το Cthulh, ο You. το μεταφράζονταν κουκθουκθουλουχού και ήταν χαρακτηριστικό δείγμα πώ αυτός ο κουκθουλουχθού που στην άλλη σελίδα γινόταν κουκλουκλουχθού και μετά στην άλλη σελίδα γινόταν κουλού κλπ. Ε, ήταν τόσο παράδειγμα που είχε διαφορά και από σελίδα σε σελίδα. Ε, θυμάμαι τότε είχα συναντήσει ήμουνα νεαρός ακόμη, είχα συναντήσει καλή του ώρα το μακαρίτι τον Χατζόπουλο του Κάκτου και του είχα πει τι είναι αυτά που έχετε κάνει, α πούμε, Πώ μεταφράζετε έτσι τον, τον Lovecraft. Ήταν παράδειγμα, να τα διορθώσετε και να τα ξαναβγάλετε. Και μου λέει, Δε φταίμε εμεί λέει, Το είχαμε μεταφράσει λέει από τα γαλλικά. <laughs> το οποίο ήταν μια ανόητη υπεκφυγή που είχε κάνει τότε στο διάλογο μα. Ε, αργότερα θυμάμαι, χαρακτηριστικά η εκδόση του Νεφέλη είχαν βγάλει το κυνηγό του Σκοταδιού. Αυτό ήταν το The Hunter of the Dark. Από το Honting. Haunt, που είναι το στοίχημα. Χόντερ, λοιπόν, του τουλάχιστον ένα δίημα μεγάλο, The Hunter of the Dark, ο στοιχητή του σκοτάδιου. Αυτό που στοιχιώνει το σκοτάδι. Ατί δηλαδή το πετέφρασαν The Hunter of the Dark, ο κυνηγό του σκοτάδιου. Και έτσι λοιπόν το βιβλίο το έχει στο εξώφυλλο ο κυνηγό του σκοτάδιου. Φανταστείτε δηλαδή αν έχουν κάνει τέτοια παρούφα στον τίτλο του βιβλίου, τι συμβαίνει μέσα. Και λοιπά, και λοιπά. Λέω τώρα δύο χαρακτηριστικά αυτά παραδείγματα. Τα μόνα κάπω που είναι κάπω κάπως λίγο δικαιώνουν το Λάβγραφ στα ελληνικά. Είναι κάποιε μεταφράσεις του Γιώργου του Μπαλάνου και κάποιες μεταφράσεις, αν δεν κάνουν λάσεις, του Μάκη του Πανώριου, σε χωρέ του και του δύο. Ε, αλλά δεν αρκούν οι μεταφράσεις τους, ας πούμε, για να σώσουν όλοι αυτήν την ε, σφαγή που έχουν υποστεί τα κείμενα του Λάβγραφ στα ελληνικά, συμπεραμενωμένων βέβαια και κάποιων επιστολών και βέβαια και κάποιων ποιημάτων που κάποιος ποιητή. Ε, Προσπάθησε να τα μεταφράσει προφανώ μετά τρέποντά τα σε ειδικά του ποίηματα ε, του Λάουκραντ. Είναι απαράδεκτε λοιπόν οι μεταφράσει. περισσότερες, καλύτερα να διαβάζει κανεί το Λάουκραντ και βέβαια όλου του μεγάλου μέτρ τη φανταστική λογοτεχνία στο πρωτότυπο, στη γλώσσα που γράφτηκαν. Στην προκειμένη περίπτωση στα αγγλικά ε, είναι σχετικά εύκολο, α πούμε. Ο περισσότερο κόσμο γνωρίζει αγγλικά. πρέπει να μπει λίγο στη συνήθεια να διαβάζει και στα αγγλικά ε, τα μεγάλα και ενδιαφέροντα έργα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κείμενο έχω μεταφράσει και εγώ Lovecraft στο βιβλίο μου. Στο... Αυτό το Κρύβεται στο Σκοτάδι, αργότερα στην Terra πάλι η Διάγνωστη Τρόμη κλπ. Και, και βέβαια και πάρα πολλέ μεταφράσει αποσπασμάτων και επιστολών κλπ. Και έχω δεκατοντάδε μέσα στο βιβλίο μου. Χουφού Lovecraft Ταξίδι στη μοναξιά του χρόνου. Το οποίο κάποια στιγμή ελπίζω από του εκδόσει αόρατο κολέγιο θα καταφέρουμε να το επανεκδώσουμε, είναι εξαντλημένο εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ίσως το μοναδικό, νομίζω είναι το μοναδικό βιβλίο που έχει γραφτεί στα ελληνικά για τη ζωή και το έργο του Λάβκραθ με πολλές λεπτομέρειες. Ε, οι εκδόσεις του Κολέγιο μπορεί να τις βρει κανείς στο website του περιοδικού Strange, strangepavlaegnarz.com, το Egnarz είναι το Strange ανάποδα, strangepavlaegnarz.com ή στο Google βάλτε περιοδικό Strange, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, εκεί θα βρείτε ίσωπ e βιβλία, είναι οι εκδόσεις του Αωρά του Κολεγίου. Υπάρχουν και τα βιβλία εκεί για τον Μυστικό Πόλεμο, που είναι επίγον, το ξαναλέω, επίγον να τα διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να ψαχτούν και να καταλάβουν τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας και γιατί και πώς έχουν προκύψει όλα αυτά. Ε, πρέπει να διαβάσουν τα δύο, τους δύο τόμους αυτούς ε, του έργου μου «Ο Μυστικός Πόλεμος», δύο τόμοι είναι υπάρχει και ένα πακέτο προσφορά έκπτωση με τους δύο τόμους μαζί είναι, ε, οι δύο μαζί είναι περίπου 820 τόσες σελίδες εμπεριστατωμένα τα πάντα για το μυστικό πόλεμο για αυτό που συμβαίνει πάντα στον κόσμο μας και συνεχίζει να συμβαίνει και να τον ταράζει ε, αυτή η αντιπαράθεση της κοτινής και της φωτεινής παράταξη. και τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα ακριβώς ε, με ονόματα διευθύνσεις, τηλέφωνα, πρόσωπα και πράγματα, ιδέες και ιδέες και κόνσεπτ και πολλέ αποκαλύψει. Μπορείτε να το βρείτε λοιπόν το Μυστικό Πόλεμο στο site του περιοδικού Trends και να το παραγγείλετε από τις εκδόσεις Άωρα το Κολέγιο και να σας έλθει κρυφά στο σπίτι σα. Αλλά εκεί μπορείτε να βρείτε επίσης το Μεγαπολισόμανση, Τα Μυστήρια των Πόλεων, αυτό το πολυσυζητημένο βιβλίο μου, το μανιφέστο των Ιδεών μου, ο Ονειροπόλο. Ε, το βιβλίο που έχω γράψει για του αρχαίου Έλληνε φιλόσοφου, Η αλήθεια για του αρχαίους Έλληνες φιλόσοφου, όπου παρουσιάζονται και οι ιστορίε και τα βάσανα και οι δυστυχίε, οι περιπέτειες των πολλών αρχαίων, αγαπημένων αρχαίων Ελλήνων φιλόσοφων και τι τράβηξαν οι άνθρωποι. Και βέβαια το σημαντικό, κατά την άποψή μου, εγχειρίδιο απόδραση από την καθημερινή πραγματικότητα, που είναι ακριβώ αυτό που λέει ο τίτλο. Και πρέπει, νομίζω, κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώση να το διαβάσει για να δει πώ να χειριστεί την καθημερινή πραγματικότητά του και να μπορέσει να αποδράσει από αυτό το «Matrix» στο οποίο βρισκόμαστε, που το λέμε έτσι. Εμείς και κίνησαμε να το λέμε «Matrix» στο περιοδικό «Strains». Ε, και μετά μεταδώθηκε όλο αυτό το πράγμα και στο ίντερνετ κλπ. Και, και πλέον είναι δημοφιλής αυτός ο τίτλος. Και συμμοποιήσαμε δηλαδή τον τίτλο της ταινία, παρουσιάζοντά τον σαν μια αληθινή κατάσταση γιατί εκθέσαμε τι λεπτομέρειες τότε στο περιοδικό «Strains» ότι και η ταινία ε, παρουσίαζε μια, με τον τρόπο τη μια αληθινή κατάσταση, επηρεασμένη και αυτή από βαλαιότερες φάσεις. Τέλος πάντων, πολλά των αριθμό είναι τα εξαντλημένα βιβλία μου, γύρω στο 40 βιβλία που έχω γράψει. Ε, μέσα στα χρόνια, έτσι είναι με τις εκδόσεις, εξαντλούνται διεστιχώς, και σιγά σιγά προσπαθούμε να τα επανεκδώσουμε τα περισσότερα από αυτά, Μέχρι στιγμή υπάρχουν αυτά που λέω και συνεχίζουμε με νέα βιβλία από τι εκδόσει το Κολέγιο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ε, το κείμενο του Λάουκραφτ για, το, για, για τη λέξη Ξούλου. Η απόδοση είναι δική μου στα ελληνικά. Ε, Πρόκειται από την ολογραφία είπαμε του Λάουκραφτ με τον Ντουέιν Ρέιμελ το καλοκαίρι του 1934. Το έχω μπροστά μου, σα το διαβάζω. Η λέξη «Κθούλου» λοιπόν, C-T-H-U-L-H-U, υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει την αδέξια ανθρώπινη προσπάθεια να αποδοθεί η φωνητική μιας τελείως μια ανθρώπινης λέξης. «Το όνομα της εξωγήινης αυτή οντότητα επινοήθηκε από όντα τον οποίων τα φωνητικά όργανα δεν ήταν σαν αυτά των ανθρώπων», λέει ο Lovecraft. «Ούτε είχαν καμία συγκαίνεια με οποιαδήποτε στοιχείο της ανθρώπινης ομιλίας». Οι συλλαβέ προσδιορίστηκαν από μια φυσιολογία παραγωγή ήχων τελείω διαφορετική από τη δική μα. Και έτσι ποτέ δεν θα μπορέσει να την προφέρει τέλεια αυτή τη λέξη ένα ανθρώπινο λαρίκι. Στι ιστορίε μου έχουμε ανθρώπινα όντα που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη όσο καλύτερα μπορούν, όπω την άκουσαν, αλλά το μόνο που πετυχαίνουν είναι να την προσεγγίζουν απλώ. Αυτό το πετυχαίνουν χρησιμοποιώντα, προσέξτε τώρα, λέει, και πώ θα το πει. Αυτό το πετυχαίνουν λέει χρησιμοποιώντα το λάριγκά του με ένα περίεργο τρόπο για να μιμηθούν τον αυθεντικό ήχο όπως τον είχαν ακούσει οι πρόγονοι τους από μία ανθρώπινα λαρίγκια. Αυτή η περίεργη χρήση του ανθρωπίνου λάριγκα δημιουργεί έναν ήχο παραπλήσιο με αυτόν τον μία ανθρώπινο ήχο. Αλλά δεν μοιάζει με καμία ανθρώπινη φωνή ούτε με κανέναν απολύτω ήχο από αυτού που καθημερινά ακούμε. Είναι ένα ξένο. Ασυνήθιστο ήχο που τα ανθρώπινα όντα μπορούν να τον πετύχουν μόνο με πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτόν ούτε που θα σκεφτόντουσαν ποτέ να τον παράγουν αν δεν ήταν να μιμηθούν κάτι τελείω μη ανθρώπινο. Το είδο του ήχου που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο δεν μοιάζει στα αλήθεια με ομιλία, αλλά μοιάζει περισσότερο με τον ήχο που βγάζει ένα άνθρωπο όταν θέλει να μιμηθεί μια σφυρίχτρα ατμού ή το λάλημα ενό πετινού ή το ουρλιαχτό του ανέμου ή το χλυμήντρισμα του αλόγου με το στόμα του. Όταν στο δεκόλο Κθούλου, το κάλεσμα του Κθούλου, 1926, ο καθηγητής Έντζελ ενδιαφέρθηκε για το θέμα, δεν είχε γίνει μέχρι τότε καμία προσπάθεια να ενταχθεί το όνομα του κοιμόμενου αυτού ενίκου της Ριέ στο αλφαβητό μας. Αν και ο παράφρον Άραβας Αμπτούλα Αλχαζρέντ είχε προσπαθήσει να το κάνει με τα αραβικά γράμματα... Πράγμα που είχε επαναληφθεί και στα ελληνικά από το βυζαντινό μεταφραστή των νεκρονόμικων. Η λατινική μετάφραση μετά απλώ αντέγραψε την ελληνική. Τα γράμματα Kθωμικρονίψιλον λάμδα ομικρονίψιλον κθούλου, C-T-H-U-L-H-U, είναι απλώ αυτά που χρησιμοποίησε με προχειρότητα και με ατέλειε φυσικά ο καθηγητή Έιντζελ για να αναπαραστήσει το ονειρικό όνομα που του πρόφερε ο νεαρός καλλιτέχνη Βίλκοξ. Ο αυθεντικός ήχος, όσο πιο πιστά μπορούν να τον αναπαράγουν τα ανθρώπινα φωνητικά όργανα ή τα ανθρώπινα γράμματα να τον καταγράψουν, θα μπορούσε πιο πολύ να είναι κάτι σαν κλουλχλου. K-H-L-U-L-Απόστροφος Παύλα-H-L-O-O. Κλουλχλου. Με την πρώτη συλλαβή να προφέρεται λαριγικά και πολύ βαριά και κάπως τραβλά. Το U είναι κάπως μακρόσυρτο, όπως το FOOL. Και η πρώτη συλλαβή δεν διαφέρει πολύ με το «κλουλ» ηχητικά, μιας και το «h» αντιπροσωπεύει απλώ τη βαριά λαρυγική προφορά. Η δεύτερη συλλαβή δεν έχει τόσο καλή απόδοση, ο συγκεκριμένος ήχος αυτού του L δεν μπορεί να προφερθεί με το σωστό τρόπο. Λοιπόν, η κάπως προσεκτική περιγραφή του εξωγήινου αυτού ονόματος ήταν για μένα ένα είδος διαμαρτυρίας, την οποία εκδηλώνω μονίμως, ενάντια στην τελείως παιδική και αφελή και ηλίθια συνήθεια των περισσοτέρων συγγραφέων φανταστικής λογοτεχνίας και επιστημονική φαντασίας, να παρουσιάζουν τελείως μη γείνες οντότητε, έτσι ώστε να έχουν μια ονοματολογία σαφέστατα ανθρώπινου χαρακτήρα. Λες και όντα με εξωγήνα σωματικά όργανα, θα μπορούσαν να μιλούν γλώσσε που να είναι βασισμένες στα ανθρώπινα φωνητικά όργανα θα έπρεπε κάθε όνομα που υποτίθεται ότι έχει επινοηθεί από μη ανθρώπους να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο που να μη συμφωνεί με καμία από τις αρχές της ανθρώπινης φωνητικής και γλώσσας. Αυτά λοιπόν λέει ο Λαυκραφτ για το όνομα Κθούλου. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα καταδιόμαστε στο σύμπαν του H.P. Lovecraft αναζητώντας τον Κθούλου. Μας ακούει εκεί έξω». actual sound, as nearly as human organs could imitate it, could be taken something as... When I was six or seven, I used to be tormented constantly by a peculiar form of recurrent nightmare in which a monstrous race of entities, called by me the Night Gaunts, hold of that name. They used to snatch me up by the stomach, probably indigestion, and carry me off through infinite leagues of black air, over the towers of dead and horrible cities. And they would finally get me into a grey void, where I could see the needle-like pinnacles of enormous mountains miles below. night gaunts were black, lean, rubbery things with, with horns and barbed tails, backed wings, and no faces at all. I have often wondered if the majority of mankind ever paused to reflect upon the occasionally titanic significance of dreams and the obscure world to which they belong. Whilst the greater number of our nocturnal visions are perhaps no more than faint and fantastic visions of our daily existence, there are still a certain remainder whose immundane and ethereal character permit no ordinary interpretation, and whose vaguely disquieting effect suggests possible minute glimpses into a sphere of mental existence no less important than that of physical life, yet separated from that life by an all but impassable barrier. It is now clear to me that any literary merit I have is confined to dream life, strange shadows, cosmic outsideness. I have no illusions concerning the precarious status of my tales, and do not expect to become a serious competitor of my favorite weird authors, Poe, Arthur Mackin, Dunsany. The only thing I can say in favour of my work is its sincerity. I refuse to follow the mechanical conventions of popular fiction to fill my tales with stock characters and situations, but insist on reproducing real moods and impressions the best way I command. The result may be poor, but I'd rather keep aiming at serious literary expression than accept the artificial standards of cheap romance. Do you hear the pipes, Cthulhu? They were being played by Shoggoths on the shores of kharko uh, Can you hear our prayers, Cthulhu? Deep and sunken, really waiting for the rightness of a star Where the Deep Ones worshipped Dagon, Mother Hydra In sea chambers built afar There was chanting in the air that night The stars were right Cthulhu, you were Of your destiny beneath the sea, Cthulhu. Though the elder gods have cast you down, have no regret. -all, as the Allah's events prophesize, will rise, Cthulhu. We are waiting, O oh Cthulhu, sacrificing virgins while the night gods hover against the moon, seeking power, O oh Cthulhu. Drawing sigils in their blood and elder signs and other runes They were dying drenched in madness from the eldritch vapors of a thousand dooms There was chanting in the air that night, the stars were right You were dreaming of your destiny beneath the sea Cthulhu Though the elder gods cast you down, have no regret Bestial Aziphas as prophesies, Brilier will rise, Cthulhu. You are sleeping, great Cthulhu, never knowing the unspeakable things we do in your name. But don't worry, great Cthulhu, we will carry on destroying without sanity or shame, till the universe resounds with all the sounds of lost souls shrieking out in pain. There was chanting in the air that night The stars were right, Cthulhu You were dreaming of your destiny beneath the sea Cthulhu Though the other gods have cast you down Have no regret As the all is if it's prophesized will ride, Cthulhu As the all as if it's prophesized Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκης Και σήμερα τη νύχτα live μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό σκάφο μα το υπερπέραν με τι εκπομπέ μα προ τη γη 25 Απριλίου του 2023, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, έτσι και τώρα γύρω στι 10. Ξεκινάει ο μυστικός διαστημικός σταθμό της εκπομπές του που απευθύνονται προς άγνωστου παραλήπτες για λογαριασμό του Radio Nowhere και του του κολεγίου. Αναμεταδίδονται οι συχνότητές μας εκεί προς εσάς από το ιντερνετ Radio Albedo 14. Και συζητάμε σήμερα τη νύχτα έτσι, γιατί είμαστε πολύ παράξενοι τύποι, συζητάμε για τον Κθούλου και τις δημιουργίες αυτές του H.P. Lovecraft, ο οποίος και στην εποχή του, αλλά και σήμερα συνεχίζει να είναι επίκαιρος όσο ποτέ, όσον αφορά οποιοδήποτε παράξενο μυστήριο. Λοιπόν, νωρίτερα σας διάβασα το κείμενο του Lovecraft για τη λέξη «Κθούλου» και πώς προφέρεται. Και... Την παρένεση που κάνει προ του συγγραφεί να δημιουργούν τι δημιουργίε του πιο λεπτομερώ, καλύτερα, πιο δομημένα. Α το πούμε και έτσι. Ε, όλο αυτό και άλλα πολλά του Λάβκραθ με προβληματίζουν ιδιαίτερα γνωρίζοντα ότι ο Λάβκραθ υπήρξε ένα καταπληκτικό ελληνιστή. Ε, γνώριζε όχι ακριβώ τα αρχαία ελληνικά όλα, αλλά γνώριζε αρκετά αρχαία ελληνικά και αρκετά λατινικά και θαύμαζε πολύ την ελληνική γλώσσα και την χρησιμοποιούσε σε πολλές φάσεις ο Λάουγκραφ, τα ελληνικά, ε, και όχι μόνο, και επίσης τα, είχε αρκετή κατανόηση των ελληνικών για να τα χρησιμοποιεί και συνθηματικά. Λοιπόν, ε, στο απόσχομα που σας διάβασα, δεν ξέρω αν προσέξατε, έχουν πολύ ενδιαφέρον οι κάπως φευγαλαίες αναφορές στην ελληνική γλώσσα, εκεί που λέει πράγμα που είχε επαναληφθεί και στα ελληνικά, από το Βυζαντινό μεταφραστή για τον εκρονόμικο, το οποίο είναι και ελληνικό τίτλο. Η λατινική μετάφραση απλώ αντέγραψε την ελληνική. Το ου είναι, το you δηλαδή, είναι κάπω μακρόσυρτο λέει. Δηλαδή όπω το ου το ελληνικό, το ομικρονίψιλον, το οποίο κανονικά είναι μακρόσυρτο. Ε, έτσι ο Λάουκρατ, όπω λέω, ήταν ένα ένθερμος ελληνιστή. Είχε και πάθο από μικρό με την αρχαία Ελλάδα, με την ελληνική μυθολογία, αργότερα με του Έλληνε φιλοσόφου. Ο τελευταίο διάλογο που έχουμε του Λάουκρατ στο νοσοκομείο καθώς ε, πέθανε ο άνθρωπος ε, μιλούσε με έναν φίλο του για τον Επίκουρο και για το πόσο ο Επίκουρος, ε, είχε περάσει μεγάλο βασανιστήριο κατά τη διάρκεια του θανάτου του και προσπαθούσε να το αντέξει και λιβά και έτσι να κάνει και ο Λάουγκραφτ πολύ συγκινητικό ε, Στη νεότητά του επίσης ο Λάουγκραφτ η πρώτη από τις πολλές λέσχες που δημιούργησε μαζί με φίλους του ήταν αφιερωμένη στην αγάπη των γατών του του Και είχε δώσει σε αυτή τη λέξη το όνομα κάτ. Κάπα, άλφα. Είναι ακρονίμιο, είναι αρχικά. Τα αρχικά αυτά ήταν στα ελληνικά. Και ήταν ο τίτλο Κουψών έλουρων τάξη. Κάτ. Κωμψών έλουρων τάξη. Ήταν το όνομα τη λέξης τη ενδική του ηλικία μαζί με του φίλου του. Όπου με το τάξη βέβαια απέδειε στα ελληνικά το order, το τάγμα. Μα και φυσικά είναι και ένα λογοπαίγνο με το CAT στα αγγλικα CAT βεβαια γάτα κάτι που είναι καλό δείγμα για το πόσο καλά ελληνικά γνώριζε από την νεότητά του ακόμη ε, στις πολλές εκατοντάδες επιστολές του που έχω μελετήσει ε, διαπίστωσα ότι συχνά υπογράφει με πισεδόνυμα τις επιστολές το συνήθιζε αυτό, κάνανε διάφορα έτσι, λογοτεχνικά παιχνίδια με τους αλληλογράφους του και υπέγραφε συχνά ο Λάουγκ ε, τις επιστολές και το συνειδέστερο από αυτά ήταν στα ελληνικά γραμμένο, έχω δει τα πρωτότυπα Πάπος Θεοβάλδος ερμηνευ... ερμηνευμένος Θεόβαλτος, αλλά σαν λογοπαίγνιο με το όνομα Θεοβάλτ, Θεομπαλτ το οποίο συχνά χρησιμοποιούσε και αυτό στα αγγλικά, μεταξύ άλλων ε, δηλαδή ένα ψευδόνο που χρησιμοποιήσα ήταν το γκραντ Θεομπαλτ αλλά πολλές φορές το έγραφε στα ελληνικά, Πάπος Θεοβάλδος ε, Πολλές δεπτομέρειες της μυθολογίας Κθούλου του Κθούλου μύθος χρωστούν πολλά στα ελληνικά με πρώτη βέβαια και πιο φανερή επιρροή τον περιβόητο ελληνικό τίτλο του απαγορευμένου μαγικού τόμου νεκρονομικών νεκρονόμικων, με τον οποίο ε, όπως έχω διαπιστώσει κατά τις μελέτες μου ο Λαυγραφτ συζητώντας για τις ερμηνείες του τίτλου από τα ελληνικά έκανε μάλιστα συνέχεια ένα λάθος ερμήνευε τον ελληνικό αυτό τίτλο νεκρονομικών ως το βιβλίο των νεκρών ονομάτων The Book of Dead Names βλέποντας το συνθετικά ως νεκρ ονόμ εικόν η, η, η, η, η, η, η κατάληξη ε, δηλαδή τα νεκρά ονόματα το βιβλίο των νεκρών ονομάτων και σε άλλε εκδοχές του το ερμήνευε ως η εικόνα του νεκρού νόμου γιατί εικόνα, διότι βλέποντα το συνθετικό ω νεκρο-νόμ-ικόν ειοτα στα ελληνικά. Εικόν, η εικόνα. Στα αγγλικά χρησιμοποιούν για την εικόνα το αρχαίο ελληνικό εικόν. Με το icon, i I-c-o-n. Το οποίο είναι ε, ταυτόσιμο με την κατάληξη των νεκρονομικών, άμα το γράψει στα λατινικά. Icon. Κάτι το οποίο επίσης όμως γνώριζε και ο Λάβγραφος Το να κάνει αυτό το ενδιαφέρον λάθος. Και έτσι το μετέφραζε πολλές φορές τον νεκρονόμικον η εικόνα του νεκρου νόμου. εικόν. <laughs> λοιπόν ένα λάθος δηλαδή που προκύπτει ακριβώς από την καλή του γνώση των ελληνικών. Ε, αν έχουμε χρόνο θα σχολιάσω για τον νεκρονομικό παρακάτω έχει ενδιαφέρον. Ε, ενώ φυσικά στα ελληνικά ο τίτλος νεκρονομικών σημαίνει το βιβλίο των νεκρών νόμων, νεκρονομικών, νομικών, δηλαδή μια νεκρονομική, σαν να λέμε νεκρομαντία, νεκρόμανση, μια επιστήμη, μια νομολογία των νεκρών, μια νεκρονομία. Τέλο πάντων, θα το συζητήσουμε παρακάτω αν έχουμε χρόνο. <coughs> Πολλά μπορώ να παρουσιάσω και όλα αυτά τα γλωσσολογικά, λαμβουγραφτικά, μυστικά, αλλά... Θα απαιτούσαν εκπομπές επί εκπομπών. Και τα έχω κάνει άλλο στη κείμενά μου και στο βιβλίο μου «Χουφουλάβγκραφ ταξίδι στη μοναξιά του χρόνου». Και στο βιβλίο μου «Κρυφός κόσμος» έχω ένα κομμάτι για τον οικονομικό ε, Το σημαντικό τώρα πλέον κατά τη δική μου γνώμη που θέλω να καταθέσω το έχω καταθέσει και σε κείμενα θέλω να το καταθέσω και εδώ σε αυτή την εκπομπή αφού ασχολούμαστε με τον Κθούλο είναι απαραίτητο το καταθέτω για πρώτη φορά, νομίζω μάλιστα και παγκοσμίω. Ε, το οποίο υπήρξε μια μεγάλη ανακάλυψή μου εδώ και πολλά χρόνια, με πολλέ προεκτάσει που τι βρίσκω συνταρακτικέ, και είναι το εξή. Λοιπόν, όλη αυτή η ελληνική γλωσσολογική συσχετισμή, μικρό δείγμα των οποίων ανέφερα τώρα εδώ, με οδήγησαν να δω με τον ελληνικό τρόπο ακόμη και το όνομα Κθούλου. Με την ελληνική του οπτική. Γνωρίζοντα πόσο ελληνιστή ήταν ο Λάουκραντ όπως είμαι και απολύτως βέβαιος ότι το έβλεπε και ο Ίγλος, ο ολάβου Και έτσι σκέφτηκα και ανακάλυψα ότι το κθούλου προφανώς προέρχεται από το ελληνικό καθόλου. Το ξαναλέω. Το κθούλου προτείνω και είναι η πρώτη φορά που προτείνεται αυτό παγκοσμίως ότι προέρχεται από το ελληνικό καθόλου. Αυτή ήταν η ελληνική έμπνευση που τον οδήγησε στο όνομα Κθούλου, κατά την άποψή μου. Τον έχω μελετήσει πάρα πολύ τον Λάβκραντ. Μάλιστα, γνωρίζω τόσα πολλά για τον Λάβκραντ που αστειεύομαι τώρα έτσι για να γελάσουμε. Που ε, πάντα έλεγα ότι μπορώ, μπορώ να καθίσω να με πάρει κάποιο συνέντευξη σαν να παίρνει τον Λάβκραντ συνέντευξη. Γνωρίζω τα πάντα γι' αυτόν. Τι, παράδειγμα, ποια γεύση παγωτού του άρεσε. Πώ έπινε τον καφέ του και άλλα πολλά. Mm. Λοιπόν. Ε, Γνωρίζοντα τόσο καλά το Lovecraft λοιπόν, ε, νομίζω ότι η ελληνική έμπνευση τον οδήγησε στο όνομα Κθούλου λοιπόν, για σκεφτείτε το λίγο είναι τόσο όμορφα συγκαλυμμένο στην αγγλική του γραφή C -T h u l h u Κθούλου, με τον ίδιο τρόπο που είναι Όμορφα παραπλανητικά τα όσα λέει ο πάντα αστείευόμενο τα γεμάτα λογοπαίγνια, ιδιωτικά του γραπτά, ο Λαβκράφτ, στο απόστομα που σα διάβασα για την εξωγήνη γλώσσα και τα μη ανθρώπινα φωνητικά όργανα. Λοιπόν, έχοντα ακούσει άπειρε, άπειρε ηχογραφίσει Αμερικανών που διαβάζουν φωναχτά τα κείμενα του Lovecraft. Το πρώτο που είχα παρατηρήσει ήταν πω δυσκολεύονταν πολύ στη φωνητική προφορά του Κθούλου. Εμεί το λέμε. Πολύ πολύ εύκολα. Κθούλου. Και μάλιστα συνήθως οι Αμερικανοί αυτοί που διάβαζαν πάντα το Λάβκραφτ, τους άκουγα, αποδιδό, το αποδίδανε ε, ως Καθούλου. Καθούλου. Με προφορά. Αλλά άμα βγάλουμε την προφορά, αυτό που λέγανε στην πραγματικότητα για να μπορέσουν να το προφέρουν ήταν Καθούλου. Προσέξτε το τώρα που το λέω. Ακούστε κάποιον Αμερικανό να διαβάζει Λάβκραφτ, και θα δείτε ότι το προφέρει Καθούλου με ένα Α που ξεφεύγει σκοντάφτοντας κατά την προφορά του Κ, του K. Τους ξεφεύγει σαν σκοντάφτη. Κατά τη δυσκολία βέβαια φωνητικής απόδοσης των συνεχόμενων συμφώνων που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στα ελληνικά αλλά όχι στα αγγλικά. Πολλές φορές μάλιστα ο ίδιος ο Λάουγραφτ ενθάρρυνε ακόμη και την πιο πρωτόγονη προφορά Κουτούλου. K-U-2-U-L-U κουτουλου ε, Το θεωρούσε πιο πρωτόγονο, πιο ανημιστικό ας πούμε. Ε, σαν να πούμε μια φυλή που έχει ακούσει το όνομα μια φυλή Εσκιμών, μια φυλή Βεδουίνων μια φυλή Αφρικανών ή του Αμαζονίου που παραλλάσσουν α πούμε το όνομα και το κάνουν Κουτούλου. Και γνωρίζω επίσης από τις επιστολές του ότι γνώριζε και το χρησιμοποιούσε κανένα φορά, την ελληνική συντομογραφία κουτουλού, καπαταφ λάμβδα, που σημαίνει και τα λοιπά, είναι συντομογραφία ελληνική, την ξέρετε οι περισσότεροι, κουτουλού. Δηλαδή, αυτό που γράφουμε στα αγγλικά, E, E, T, που λέμε, ετ, Το et cetera αυτό γράφεται, et σ, ε, τ, ε, ρ, α, ετ, το αντίστοιχο δηλαδή του ελληνικό, είναι το κουτουλού και τα λοιπά στην τομογραφία του ETC. Και έτσι έκανε επίσης ο Λαβκράφτε ένα άλλο συγκαλυμμένο λογοπαίγνιο ελληνικού τύπου. Ε, αφού να φανταστεί κανείς φαίνεται ότι αυτό το ΣΕΤΕΡΑ που το ΣΕΜΑΛΑΧΙ διαβάζεται και KK, δηλαδή ΚΕΤΕΡΑ το συσγέτιζε ακόμα και με το ελληνικό e, ΚΗΤΟΣ. ΚΑΠΑΙΤ που στα αγγλικά το γράφουνε σίτος με C ετ φ ουσ. Μα ακόμα το συσχέτισε σε κάτι φάση με λογοπαίγνια, σε επιστολέ του, και με τα κήθυρα, κέτερα. Νησί, για το οποίο κάποτε ο Λάβγραφ θα έκανε το άγκλο-ελληνικό λογοπαίγνιο, ότι σημαίνει κήθυρα, δηλαδή το κλειδί της πύλης. Σκεπτόμενος για πράγματα πέρα από τις πύλες του ασημένιου κλειδιού, βλέπετε το μόνιμο έργο του, «Beyond the gates of the silver key». Και άλλωστε ο Κθούλου είναι ο γήινος σύνδεσμος του Γιώκ ο οποίος, ο Γιώκ δεν είναι εδώ, είναι έξω στην άλλη διάσταση, αυτός είναι το κλειδί της πύλης, όπως λέει τον Νεκρονόμικον και ο Λάουκαφτ. Μα φυσικά αυτό κάπου, και ο Λάουκαφτ το γνώριζε και αυτό, συνδέεται και με το κέτερ, που το γράφουν και μεσύ πολλέ πολλές φορές, σέτερ, την κορυφή δηλαδή των σεφυρόθ του δέντρου της ζωής, στην Καμπάλα. Άλλωστε τώρα θυμάμαι στο λεξικό του Cambridge όταν το πρωτομελέτησα την ιστορία αυτήν ε, χαρακτηριστικά αναφέρεται για το etc ότι σημαίνει and other similar things it is used ας πούμε to avoid giving a complete list of things δηλαδή χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί να δοθεί μια πλήρης λίστα των πραγμάτων και σημαίνει ας πούμε και άλλα παρόμοια etc κουλουπού δηλαδή και λοιπά. Αυτά που λέω και αυτά που λείπουνε που δεν τα λέω. Τα ευκολότερα στο νούμερο παραλείπονται ίσω. Αυτό βέβαια θα αποτελούσε ιδιαίτερα αυτό το σαρκαστικό χιούμορ του Λάβκρατο ω προ την άρνησή του για συμβατικέ περιγραφέ που τον οδήγησε μάλιστα να χρησιμοποιήσει συχνά στι του κατακόρων επίθετα όπω εκατονόμαστο, ανώνυμο, ανίποτο, ε, απερίγραπτο, αβυσαλαίο, χαοτικό, τιτάνιο, κολοσσιαίο, ασύλληπτο κλπ. Ελληπέ κλπ. Πολλά από αυτά είναι αγγλικά επίθετα με ελληνική προέλευση, έστω και ενοιολογικά ακόμα. Καθώ και πολλά άλλα παράξενα αρχαία αγγλικά επίθετα που δεν μεταφράζονται ικανοποιητικά στα ελληνικά. Όλα επίθετα που υποδηλώνουν την άρνηση τη πλήρου περιγραφή. Ε, μια οντότητα, μια κατάσταση, μια πολιτεία, μια αρχιτεκτονική κλπ. Την άρνηση τη πλήρου περιγραφή. Δηλαδή ένα ετσέτερα, ένα κουλουπού. Πρέπει επίση να καταλογιστεί στο Lovecraft και η επινόηση της εκτενούς τρομακτική λογοτεχνικής χρήση του υπονοούμενου και του ημιφανερωμένου. Γιατί βρίσκουν τα διηγήματα του Lovecraft από ημιτελεί περιγραφές με υπονοούμενα που προκαλούν τρόμο, παράδοξες ατάκε που δεν καταλαβαίνει τι λένε, ήρωε που ψελίζουν οι μία κατανόητε με παράδοξα τρομακτικά υπονοούμενα. Ενηγματικά σημειώματα, ημερολογικέ καταχωρήσει, επιστολέ που συζητούν για απαγορευμένες γνώσει που είναι πώ να το πούμε, σαν κρυφακού και να μην ξέρει περί τίνο πρόκειται ακριβώ. Εξωκοσμικά όντα, όσο απερίγραπτε οργανικέ μάζε. Θυμάμαι ε, μια περιγραφή που κάνει ότι είναι μια οντότητα που εμφανίζεται σαν ε, μια κοχλάζουσα μάζα από φυσαλίδε. Ε, Φοβάάάρά πράγματα. Λοιπόν, αποσπάσματα εξωγήινων γνώσεων όπως τις κατανοούν λανθασμένα οι άνθρωποι ίσου ε, βολές βέβαια από αυτό που λέω εγώ το απόλυτα ξένο μέσα στο οικείο και στο γνωστό και βέβαια αυτό η άρνηση της αποδοχής, της ύπαρξής τους για λόγους διανοητικής υγεία ότι θα τρελαθούμε α, α, αν το περιγράψουμε ή αν το καταλάβει, θα τρελαθεί και λοιπά. αυτό το sanity danger και το insanity βέβαια. Άνθρωποι δηλαδή που είδαν κάτι εξωφρενικό και τρελάθηκαν μόνο με την οπτική επαφή και δεν μπορούν να περιγράψουν τι ήταν αυτό που είδαν. Και τα λοιπά. Η χρήση λοιπόν του ελληνικού καθόλου ως ερμηνεία που προτείνω για το όνομα Κθούλου, καθούλου αν και δοκιμάστε να πείτε φωναχτά το καθόλου με αμερικανική προφορά, καθόλου ενισχύεται Συγχωρείτε, η χρήση του ελληνικού καθόλου και από την έντονη, ας την πούμε, μηδενιστική φιλοσοφία του Λαυγραφτ. Για κάποιον που έχει μελετήσει τα φιλοσοφικά και τα κοσμολογικά γραπτά του, είναι φανερό. Για εκείνο το σύμπαν δίχως νόημα, μέσα στο οποίο ο άνθρωπος είναι ένα μηδαμινό γεγονό χωρίς σημασία, για το τίποτα στο οποίο θα καταλήξουν όλοι οι κόσμοι, οι θα σβήσουν, για τις καταδικασμένα ανεξερεύνητες ε των κόσμων και του για την απόλυτη αδιαφορία που έχουν τα εξωκοσμικά τέρατα πέραν της ανθρωπότητα, για την οποία δεν ενδιαφέρονται καθόλου, και για την πλήρη απουσία συναισθήματο ή κατανόησης ή για τις, πως το λέει ο Λάγκραφ, τις αδιάφορες, τιτάνιες, συμπαντικές δυνάμεις, δίχως καμία ανθρώπινη λογική τα Κουλουπού. Και άλλωστε, η Κουτούλου, αν θέλει. Κι άλλωστε θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ίδια η λέξη καθόλου καθ είναι η διαμετρικά αντίθετη έννοια της λέξης συμπαν. Συμπαν. Δηλαδή τα πάντα, συν κάτι παραπάνω από τα πάντα. Το παν συν κάτι. Συμπαν. Η απόλυ, απόλυτη συνεχής αφαίρεση, καθόλου, το μηδέν, απέναντι στην απόλυτη συνεχή πρόσθεση. Δηλαδή σαν να λέμε, η εντροπία. Ε, σε σχέση μάλιστα και με την τοποθεσία της βυθισμένη Ριλιέ στη μέση του Ειρηνικού, από όπου θα ξεκινήσει η συν τέλεια, η τοποθεσία αυτή επίση νοείται ω ground zero, δηλαδή το σημείο 0. Από εκεί βγαίνει ο Και μια και τα λέω αυτά, και το ξαναλέω παγκοσμίω είναι η, ε, ε, η πρώτη φορά που ακούγονται αυτά. Τα έχω γράψει βέβαια όλα σε κείμενά μου. Ε, Πιστεύω αρκετά ε, ένθερμα ότι το κθούλου προέρχεται από το ελληνικό καθόλου. Αυτό κατάλαβα και ανακάλυψα εγώ στι μελέτες μου και το προτείνω. Είναι μια δική μου ανακάλυψη. Λοιπόν, νομίζω τώρα, μια και μιλάμε, αναφέρθηκα στη Ριλιαή και στο σημείο μηδέν, ε, ότι μπορούμε να υπολογίσουμε μάλιστα και βάσει των στοιχείων που δίνει ο Λάβγραφ, γιατί τα δίνει τα στοιχεία αυτά, που περίπου βρίσκεται ο κθούλου. Θα μου πείτε, βρίσκεται στη βυθισμένη Ιρλιέ, αλλά πού είναι η Ιρλια, λοιπόν, η Ιρλια είναι βυθισμένη στον Ελληνικό ωκεανό, δηλαδή τον ωκεανό που ειναι η Ιρλια λοιπον η Ιρλια ειναι βυθισμενη στον ελληνικο ωκεανο δηλαδη τον ωκεανο που καταλαμβανει μια ολόκληρη πλευρά τη υδρογείου σφαίρα. Από την οποία, αν κοιτάξει τη σφαίρα, φαίνεται να μην υπάρχει καθόλου στεριά στον πλανήτη μα. Αν την κοιτάξει από εκεί, που μου αρέσει να λέω. Λοιπόν, το εκπληκτικό είναι η πληροφορία που δίνει ο H.P. Lovecraft σχετικά με την τοποθεσία τη βυθισμένη Ιρλιέ, η οποία είναι 49 μίρε. 51 στιγμές νότια, 128 μοίρες, 34 στιγμές δυτικά. Λοιπόν, αν υπολογίσετε αυτές τις συντεταγμένε πάνω σε ένα χάρτη παγκόσμιο, θα δείτε ότι υποδεικνύουν ένα από τα βαθύτερα σημεία του Ειρηνικού ωκεανού, στο μέσον περίπου, της απόστασης μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και Χιλής. Η θαλάσσια περιοχή που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι ο Νοτιοανατολικός Ειρηνικό Ωκεανός, που είναι ένα μεγάλο θαλάσσιο κενό. Είναι εκεί που, περίπου εκεί που ρίχνουν <coughs> τους πυράβλους όταν πέφτουν ο μυστικός διαστημικός σταθμός. Συγγνώμη, είπα ο μυστικός διαστημικός σταθμός. Ο διεθνής διαστημικός σταθμός, όταν θα πέσει, όπως έπεσε κάποτε και το Μυρ των Ρώσων, ο σταθμός, ο Διαστημικό. Κάποια στιγμή θα πέσει και το διεθνής, το ISS, ο διεθνή Διαστικού το ρίξουν εκεί. Εκεί έχουν ρίξει πάρα πολλού πειράβουλου, δορυφόρου που κάνουν την τροχιά του και τελικά πέφτουν, του οδηγούν και πέφτουν εκεί. Σε αυτό το μεγάλο κενό, σε αυτό το θαλάσιο κενό, α το πούμε, εκεί στον Νότιο Ανατολικό Ειρηνικό, χωρί και χωρί Νησιά, και στο βάθο μόνο έχει απομονωμένα νησιά. Σε κάποια σημεία, εκεί το βάθο ξεπερνά τα 5 μέτρα, ενώ για παράδειγμα. Η άβυσο του Αγίου Βαρθολομαίου είναι στα ανοιχτά τη ακτή τη Χιλή. Εκεί ξεπερνά σε βάθο στα 10.000 μέτρα. 9 και κάτι. Νομίζω, όχι 10.000, ναι, 9 και κάτι. Και έχει ενδιαφέρον όμω και το γεγονό ότι το σημείο αυτό βρίσκεται ακριβώ κάτω από την Πολυνησία. Αυτό δηλαδή με τι συνταγμένε που είναι οι Ρηλιευηδισμένοι. Και μάλιστα, αν και στη μέση του πουθενά, χαρτογραφικός είναι σχετικά κοντά στη νησό του Πάσχα, Ραπανούι. Τα νησιά που βρίσκονται σχετικώς από πάνω του το χάρτη, σχετικά έτσι, σε μεγάλη κλίμακα, είναι η νησό Σπίτκερν και το Ραπανούι. Ε, τώρα, αφού αναφέρθηκα σε διαμετρικά αντίθετες έννοιες νωρίτερα, Υπάρχουν και αντιδιαμετρικά σημεία και στην υδρόγειο σφαίρα. Σε σχέση με αυτά που αναφέρω, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το αντιδιαμετρικό σημείο της τοποθεσίας αυτής του Κθούλου, της βυθισμένη Ριλιαία δηλαδή, σύμφωνα με το Λάβγραφτ, το αντιδιαμετρικό σημείο της τοποθεσίας αυτής, στον ελληνικό ωκεάνο, βρίσκεται στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα. Το ακριβές αντιδιαμετρικό σημείο, είναι μια ανακάλυψη που έχω κάνει, πώς είναι για ανακάλυψη που έκανα με τον Κθούλου καθόλου, έτσι και αυτό είναι μια δική μου ανακάλυψη. Το ακριβώς αντιδιαμετρικό σημείο της τοποθεσίας αυτής της ΛΕΕ επάνω στην επιφάνεια της Γης, το ακριβώς αντιδιαμετρικό σημείο βρίσκεται 138 χιλιόμετρα νότια νοτιανοατολικά της Καρπάθου. Και ή αν μπορούμε να το δούμε και έτσι, 190 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα, 195 νομίζω, χιλιόμετρα νοτιοδυτικά δυτικά της Ιεράπετρας της Κρήτης. Μάλιστα, άμα το δείτε χαρτογραφικό έτσι και με μια ευρεία έννοια, όχι και πάρα πολύ μακριά από τα κύθυρα και τα αντικύθυρα. Θυμήθηκα μάλιστα τώρα ότι σε ένα από τα καλύτερα ενηγματικά διηγήματα της νεότερης μυθολογίας Κθούλου, επηρεασμένης δηλαδή από το Λά στο The Return of the Loigor με δύο λάμδα Loigur, η επιστροφή των Loigor του Colin Wilson ε, που είχαμε την τιμή όσο ζούσε να συνεργαζόταν μαζί μας και στο περιοδικό Strange λοιπόν στο Return of the Loigor γίνεται αναφορά σε ένα ελληνικό νησί κοντά στην Κρήτη τώρα εγώ γνωρίζοντας προσωπικά τον εκλυπώντα Colin Wilson τον είχα ρωτήσει σχετικά με αυτό κάποτε και μου είπε ότι εννοούσε τη γάβδο δεν τον αναφέρει μέσα στο δίηγμα το Return of the Loggor. μόνο σε ένα ελληνικό νησί, αλλά δεν λέει ποιο. Και όταν τον ρώτησα εγώ προσωπικά μου, είπε ότι εννοούσε τη Γάβδο. Εμπνευσμένο ακριβώ από αυτή τη λεπτομέρεια τη αντιδιαμετρικής περιοχή τη Ριλιέ, που το είχε εντοπίσει ίσω και ο Γόλιν Βίλσον, λέω εγώ. Ε, τότε δεν το είχα εντοπίσει εγώ ακόμη, είναι πριν πολλά πολλά χρόνια, και έτσι δεν μπορούσα να τον ρωτήσω. Ε, αλλά βλέπω τώρα ότι ταυτίζεται το, το σκέφτομαι. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο του πολύ παράξενου επιστημονικού κατά άλλα, βιβλίου Invisible Horizons, η άορατοι ορίζοντες, θερυλικό βιβλίο του Vincent Gaddis είναι αφιερωμένο στο θέμα των vanishing islands, δηλαδή των νησιών που εμφανίζονται και εξαφανίζονται όπως αυτό τη γλυλιά δηλαδή με τον Κθούλου. Εκεί αναφέρεται, και είναι μια πολύ παράξενη σύμπτωση αυτό, δεν υπάρχουν σύμπτωση λέμε δηλαδή, πως τα περισσότερα από τα νησιά φαντάσματα έχουν παρατηρηθεί σε αυτήν ακριβώ την περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού για την οποία μιλάω. Και μια και αναφέρθηκα στον Γκαντή, ο γνωστό ερευνητή Charles Burliτζ έχει γράψει πολλά για το τρίγωνο του Διαβόλου, την περιοχή του Ειρηνικού δηλαδή που είναι ανάλογη με αυτή των Βερμούδων, όπου δεκάδες πλοία και αεροσκάφη έχουν εξαφανιστεί μυστιωδώ. Στο τρίγωνο του Διαβόλου στον Ειρηνικό, όχι στο τρίγωνο των Βερμούδων που είναι στο Ατλαντικό. Και σαν να μην αυτό. Επίσης, το περιβόητο καταστροφικό καιρικό φαινόμενο, το Ελνίνιο, πηγάζει ακριβώς από εκείνα τα μέρη του νοτιοανατολικου Ειρηνικού και απλώνεται δυτικά προς την Αυστραλία και μετά προς τα πάνω. Ε, και επίση μου δείχνει εδώ η συγκυβερνητήρα μου που τα λέω όλα αυτά για να συμμετάσχει και αυτή σε, αυτά τα, σε αυτή τη συμμεολογία που κάνω, ότι το 1969 δυο φορές συγκυβερνητήρα και το 88, το 69 και το 1988, Αναφέρθηκε μια πολύ μεγάλη κλίμακας γεωμαγνητική ανομαλία. Όποιοι θέλετε να το ψάξετε, δείτε την δημοσίευση στο Science News 15 του 1988. Το γεωμαγνητικό πεδίο της Γης ταλαντεύτηκε επικίνδυνα, με επίκεντρο τη συγκεκριμένη περιοχή για την οποία μιλάμε. Την ίδια ακριβώς εποχή, μου δείχνει εδώ η κυβερνητρία μου, στο περιοδικό περσούτ, το 21, σελίδα 89 του 1988, μιλούν για μαρτυρίες της εμφάνισης ενός τιτανίου οκταποδοειδούς πλάσματος που εθεάθε ανοιχτά της Μαλαισίας. Ε... Και έτσι από παλιά οι μελετητές της Λαβογραφικής Σχολής υποστηρίζουν ότι ο Οκθούλου ξυπνάει σιγά σιγά μες τα χρόνια. Λοιπόν, επίσης έχω μελετήσει και κάποιες παρατηρήσεις Πάλι πότε διάσημες, του ερευνητή John Vincent Sanders, ο οποίος είχε επισημάνει σε σχέση με όλα αυτά κάποιες έρευνες που γίνονται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του Ειρηνικού Ωκεανού. Ε, το 1997 νομίζω ή το δεν θα σας γελάσω, ή το 1997 ή το 1998, το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι Discovery Channel Παρουσίασε ένα ωκεονογραφικό ντοκιμαντέρ, α το πούμε, με τίτλο Creatures of the Abyss, Πλάσματα τη Αβύσου, στο οποίο θυμάμαι έγινε αναφορά σε ένα μυστηριώδη ήχο. Πρώτη φορά σε αυτό το ντοκιμαντέρ, μετά γράφτηκαν πολλά για αυτόν τον ήχο. Ε, μια απίστευτα έντονη ηχητική εκπομπή που προέρχεται από κάπου στο βυθό του Νοτιού Ειρηνικού και όπω λέγανε, περίπου στο μέσο τη απόσταση μεταξύ τη Νέα Ζηλανδία και τη Τότε εντοπίστηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό με το σύστημα SOSUS S-O-S-U-S σύστημα SOSUS που είναι ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο έχω πολύ γι' αυτό στο παρελθόν έχει κάνει πολλά πράγματα αυτό το σύστημα είναι ένα τεράστιο δίκτυο από υποθαλάσσιες ακουστικές συσκευές που καταγράφει δηλαδή υποβρύχιους ήχους και τεράστιο δίκτυο και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και ο ήχο αυτό που πιάσανε εμφανίζεται να ποικίλει σε ένταση και ρυθμό ενώ χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη, όπω λέγεται, δονητικότητα. Vibrationality. Δηλαδή, όπω αναφέρεται κατά λέξη την αναφορά του όσου, a haunting quality το λέγανε. Μια στοιχειωτική ποιότητα. Πολύ ενδιαφέρον. Στο ντοκιμαντέρ είχε αναφερθεί ότι η καλύτερη περιγραφή που θα μπορούσε να δοθεί για αυτόν τον τιτάνιο ήχο που κατέγραφαν είναι ότι χαρακτηριστικά το θυμάμαι, μοιάζει σαν την αναπνοή ή τις επαναλαμβανόμενες φωνητικές προσπάθειες κάποιου γιγάντιου πλάσματος που κατοικεί σε βαθύτατα υποθαλάσσια σπήλαια. Άκου τι λέγανε τα άτομα. Λοιπόν, είναι μάλλον και αλήθεια ότι η αρχική έμπνευση του Λαύγραφη για τον Κθούλου, μια από τις αρχικές του έμπνευσης που ήταν πολλέ ο οποίος, όπως και να το δούμε, είναι ένας συνδυασμός χταποδιού, δράκου, καλαμαριού και ανθρώπου. Είναι βέβαια το Σονέτο Δε Κράκεν, του Άλφρεντ Λόρτ Τένισον. Ένα τιτάνιο θαλάσσιο πλάσμα που κοιμάται στην αιωνιότητα και περιμένει να ξυπνήσει από τον ύπνο του κατά την αποκάλυψη και τη συντέλεια του κόσμου. Και φυσικά, αντίστοιχα, και ο Λεβιάθαν να συμμεριστεί ακόμη και τον Μομπι Ντίκ, ο Χέρμαν Μέλβιλ τον εμπνέστηκε από τις αληθινές ιστορίες των Ιθαγενών των νησιών του Ειρηνικού για τον Μοκα Ντίκ, το λευκό τιτάνιο κήτος που παραμονεύει στο βυθό του ωκεανού αυτά τώρα σχετίζονται και με τον Φίλιπτ και Ντικ ο οποίος βέβαια ήταν θαυμαστής του Λάουγκραφτ ε, γιατί Είπαμε ότι εδώ τώρα εκπέμπουμε για τον του Radio Nowhere. Αυτό το Radio Nowhere μπορείτε να βρείτε για το μυστηριώδες αυτό ζήτημα πολλά στα βιβλία μου τα δύο «Ο Μυστικός Πόλεμος» το πρώτο βιβλίο «Ο Μυστικός Πόλεμος» και στο δεύτερο «Ο Μυστικός Πόλεμος» βιβλίο 2 που κυκλοφόρησε πρόσφατα και που μπορείτε όπως είπα να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και έχει ένα e για να μπορείτε να τα αποκτήσετε και να σας αισθαλούν κρυφά στο σπίτι σας από το το κολέγιο. Ε, το Radio Nowhere αυτό, ο Φίλιπ Κ. Dick το ονόμαζε Radio Free Albemouth. Μάλιστα, όσοι γνωρίζετε το καταπληκτικό έργο του Φίλιπ Κ. Δικ το καταπληκτικό βιβλίο του Βαλής ε, πρωτότυπα ο, ο Φίλιπ Dick δεν είχε γράψει το Valis, είχε γράψει ένα άλλο βιβλίο παρόμοιο το οποίο του είχε δώσει τον τίτλο Radio Free Albemouth. Και αυτή ήταν μάλιστα η πλοκή του Βαλής εκεί. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το δεχτήκαν οι εκδότες, άλλαξε η γνώμη αυτός τελικά και το ξανάγραψε. <coughs> <coughs> και η δεύτερη προσπάθεια ήταν τελικά το βαλί το οποίο δημοσίευσε. Ε, που σχετίζεται άμεσα με όλη αυτή την ιστορία με το Radio Nowhere. <coughs> και μετά το θάνατο του Ντίκ post-human που λέμε, με τα θανάτια, εκδόθηκε τελικά και το Radio Free Albemuth, το οποίο είναι μια διαφορετική εκδοχή του βαλί. για αυτό το Radio Free Albumouth, εδώ μιλάμε τώρα. Ε, ότι, βέβαια, η ελεύθερη ραδιοφωνία Albemuth, αυτά σχετίζονται και με το ζήτημα του αόρατου εξωγήινου δορυφόρου Black Knight, που είναι κατά ένα, ένα είδο μυστικού διαστημικού σταθμού, ε, αυτή είναι και η αρχική μα έμπνευση για το μυστικό διαστημικό σταθμό. Ταυτείες δε πίσω με το μονόλιθο του Space Odyssey του 2001, ε, τη γέννηση βέβαια του EVP, του Electronic Voice Phenomena από τον Γιούργισσον, και με όλη την ιστορία αυτή, ότι κανένα μήνυμα δεν φτάνει στη γη, στη Θουλκάντρα, όπως λέει στο Out of the Silent Planet ο C.S. Lewis, ε, και κανένα μήνυμα δεν φεύγει από τη γη. Και τόσο φεύγουν μηνύματα σαν μπουκάλι ναυαγού εκεί έξω, μέσα τζινεμπότλ. Λοιπόν, μια σημείωση λοιπόν για το θέλω να κάνω εδώ, για το ανοιγματικό όνομα Albemuth. Αυτό πρόκειται μάλλον για άστρο. Αλ είναι το πρόθεμα των ονομάτων πολλών άστρων από τα αραβικά. Αλ στα αραβικά είναι το ο ή το T. Κρατήστε το δηλαδή αυτό το αλ. Από την άλλη το άλβε από το Albemuth πρόκειται μάλλον από το άλβα που σημαίνει ενίοτε φωτεινό και ενίοτε λευκό. Για παράδειγμα η αρχαιότερη ονομασία της σκοτία ήταν Άλμπα, δηλαδή η Φωτεινή. Πώς κατέληξε τώρα από Άλμπα Φωτεινή να καταλήξει ως Σκοτία στα ελληνικά Σκοτεινή, ε, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, το Άλμπα λοιπόν, το Άλμπε αυτό, εξού και Αλμπίντο που λέμε έτσι και, Αλμπίντο ναι, ε, 14. Λοιπόν, ε, είναι η Φωτεινότητα, η Λαμπρότητα. Βαθμός Λαμπρότητα 14. Ε, για τα άστρα. Έχουν αυτό το χαρακτηρισμό. Λοιπόν, Albedo 039 ήταν ένας δίσκος του Βαγγέλη Παπαθανασίου και βέβαια σχετίζεται και με το, το Albe αυτό, με το Albinos που λέμε, δηλαδή ο λευκός. Ε, έτσι έχουμε το λευκό, οκ. Okay. Άρα, Albe, το λευκό. Το Mouth αυτό, M-U-T-H, είναι αρχαία αγγλική λέξη από την οποία προέρχεται το mouth, το στόμα. M-O-U-T-H. Oh. Επόμενο έχουμε Άλμπεμουθ Radio Free Άλμπεμουθ Το λευκό στόμα Το άστρο τώρα που ονομάζουμε Fomalhaut ή Fomalhaut σημαίνει το στόμα της φάλαινας ή του νότιου μεγάλου ψαριού στα αραβικά Ο Μομπιντίκ είπαμε είναι η fomalhaut σημαινει το στομα της φάλενας ή του νότιου μεγάλου ψαριού, σταραβικά. Ο μοβιτίκι παμε είναι η φάλαινα έτσι ε, Ο Fomalhaut λοιπόν είναι, α, είναι ο α πίσκης Αουστρίνη, στον αστερισμό του Ιχθείος και είναι το λαμπερότερο άστρο των Ιχθείων το αστερισμό των Ιχθείων και ένα από τα λαμπρότερα άστα στον ουρανό σε διάφορες εποχές ε, βρίσκεται σε σύνδεση θέσης με το Σύριο και με τον Αντάρες ο Φόμαλχοτ είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την έρευνα των εξωηλιακών πλανητών ε, έξω του ηλιακού σύστημα διότι είναι το κέντρο του πρώτου ηλιακού συστήματος με έναν εξωγειλιακό πλανήτη που είχαν βρει για πρώτη φορά... τον Φόμαλχοτ B... που φωτογραφήθηκε καθαρά... το 2007 νομίζω... το είχαμε παρουσιάσει και στο στρένις, το 2008. Ε... Αυτό απέχει 25 περίπου έτσι φωτός από τη Γη. Λοιπόν, κατά τον Φίλιπ Ντίξε... ένα υπονοούμενο που έχει αφήσει... έχει λάβει κάποιο μήνυμα με αυτό το όνομα... σε όνειρο κι αυτός... μου σημαίνει ίσως τον μεγάλο λευκό δρόμο ίσως το γαλαξία, the Milky Way. Κάτι που θα έκανε το Radio Free μου να σημαίνει ελεύθερη γαλαξιακή ραδιοφωνία. Αλλά με την έννοια του Broadway, κατά το Broadband Frequencies, Τέλο πάντων. Ο Fomalchot, εν πάση περιπτώσει, που είναι ο μου, κατά την άποψή μου, το στόμα του ψαριού φάλενας, δηλαδή, ε, βλέπει και την ιστορία του Ιωνά που τον καταπίνει η φάλαινα κλπ. Είναι στον αστερισμό των Ιχθείων. Το ηχθεί τώρα είναι κωδικός Ιησούς Χριστός, Θεού, ω Σωτήρ. Το χρησιμοποιούσαν οι πρωτοχριστιανοί συνθηματικά. Και έτσι ίσως και το Άλμπεμφ τελικά είναι κωδική λέξη για τον Ιησού, για τον Φιλιπντήκ. Λοιπόν, αυτό τώρα σημειολογία, ας πούμε, επάνω που σα ανέφερα ε, τα διάφορα που λέγαμε για ε, το, τους ήχου αυτούς και για τη θέση αυτή στον Ελληνικό ωκεανό, το βυσό αυτόν, και για το Μοκαντίκ, Μοβιντίκ κλπ. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και άραγε υπάρχει κάτι μυστηριώδες και πολύ παράξενο εκεί έξω που να μας ακούει αυτή τη στιγμή. Abhorrent and ancient, oh Cthulhu, oh Cthulhu. Abhorrent and ancient, oh Cthulhu, oh Cthulhu. Beast of beasts and great old war. And he shall rise and He shall, shall, shall sea. And he shall rise above the sea. And he shall, he shall rise above the sea. And and, ancient, and great old one, -do -do -do -do, -do -do -do. and he shall rise and for and ancient Beast of beast, and great old one. Beast of beast, and great old. Black aperture, felt a ghoulish wind of ice, and smelled the charnel bowels of a putrescent earth. There was no sound, but just then the electric lights went out, and I saw outlined against some phosphorescence of the nether world a horde of silent, toiling things which only insanity or worse could create. Συνταξιδιώτε μου, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, εδώ από το μυστικό σκάφο μα στο υπερπέραν, εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη τα πάντα για τον Κθούλου. Γιατί? Διότι είμαστε πολύ παραξενικοί. Οι σχηματιστέ μα αναμεταδίδονται εκεί κάτω από το Internet Radio Αλπίτο 14. Όπω κάθε Τρίτη στι 10 έτσι και σήμερα, live. 25 Απριλίου του 2023. Σας χαιρετούμε από το υπερπέραν. Εγώ και η κυβερνήτριά μου και το παράξενο αόρατο πλήρωμά μας. Λοιπόν, θυμήθηκα ότι υπάρχει μια καταπληκτική ταινία που γυρίστηκε νομίζω το 2005 που παρουσιάστηκε σαν, επειδή έτσι τέριαζε, σαν ταινία vintage, έτσι του βοβού κινηματογράφου. Είναι δηλαδή silent film σιωπηλό φιλμ The Call of Cthulhu του 2005 αναζητήστε το, είναι πολύ ωραία ταινία από ανθρώπου ερασιτέχνες αλλά που αγαπούν πολύ το αντικείμενο και βέβαια να προσθέσουμε αφού μιλάμε για το Call of Cthulhu εδώ νωρίτερα το διήγημα ότι αναζητώντας το Call of Cthulhu στο ίντερετ για παράδειγμα θα πέσετε σίγουρα πάνω στο Call of Cthulhu το role playing game το παιχνίδι ρόλων το οποίο έβγαλε για πρώτη φορά η θρηλυκή εταιρεία η εταιρεία πλέον Chaosium το 1981 μιραπατόμε. Το πρώτο παιχνίδι ρόλων, το πρώτο role playing game ήταν το Dungeons and Dragons του Gary Gygax. Και το σύστημα το TSR, και η εταιρεία του, ας πούμε, που σεξομιώνει πραγματικότητα στα παιχνίδια ρόλων. Και μετά το Advanced Dungeons and Dragons, το AD&D. Αυτό είναι το πρώτο και το καλύτερο Role Playing Game Αλλά ακολουθεί μέσως μετά ε, Σαν το καλύτερο Το The Call of Cthulhu της Chaosium 1981 το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα Με πάρα πολλούς τόμους ε, Βοηθητικούς για το παιχνίδι Αν δεν το έχετε ανακαλύψει ποτέ Και το ακούτε τώρα για πρώτη φορά Σας έφτιαξα τη μέρα Ψάξτε το The Call of Cthulhu Role Playing Game Chaosium Λοιπόν ε, μιλώντας για το Call of Cthulhu τώρα είναι τόσα πολλά που μπορούν να υποθούν για την αληθοφάνεια αυτού του θρυλικού διηγήματος του Λάου Βέβαια νομίζω πως όλα μπορούν να συνοψιστούν Μου δείχνει εδώ η κυβερνητριά μου στο control panel της ε, Στη δήλωση του μεγάλου κριτικού της λογοτεχνίας του E.F. Μπλέιλερ Ότι πρόκειται quote, για ένα αποσπασματικό δοκίμιο με αφηγηματικέ προθέσεις λέει ο Μπλέιλερ Άλλωστε το ύφος είναι σχεδόν δημοσιογραφικό σε πολλά σημεία και έτσι κι μεγάλο μέρος του διηγήματος συντίθεται από, από κόμματα εφημερίδων, ρεπορτάζ, ημερολογιακές σημειώσεις, επιστολές κλπ. Ήταν μια πολύ όμορφη και πολύ λειτουργική συνήθεια του Lovecraft να το παρουσιάζει έτσι και σε άλλα πολλά διηγήματα. Ε, είπαμε ότι στο The Call of Cthulhu στο πρώτο μέρος του, στο The Horror in Clay «Ο τρόμος το πυλό» ο κεντρικό και διαταραγμένος γλύπτης Henry A. Wilcox παρουσιάζει ένα γλυπτό που αναπαριστά τον Κθούλου στον καθηγητή γλωσσολογίας και αρχαιολογίας George Gammel Angel ο οποίος παρουσιάζεται ως καθηγητή στο Brown University του Providence. Ε, αυτό είναι ένα αληθινό πανεπιστήμιο το Brown University στο Providence του Rhode Island στην πατρίδα του Lovecraft, όπου μάλιστα σήμερα το Brown University φιλοξενεί και τη συλλογή των χειρογράφων του Lovecraft. Σημειώστε επίσης ότι Γκάμελ ήταν το επώνυμο μίας εκ των δύο θείων του Lovecraft, με τους οποίους συζούσε. Είχε χάσει τη μητέρα του, ήταν μόνος του και συζούσε, για λόγους οικονομικούς προφανώ. μαζί με τις δύο θείε του. Μία από αυτές ήταν η Άννη Γκάμελ. Ε, ήταν δηλαδή το όνομα του νεκρού θείου του. Και το όνομα Angel είναι φυσικά κατά τη γνώμη μου αναφορά στην Angel Street όπου βρισκόταν το σπίτι του Lovecraft. Συνοδό Angel Street. Τα αρχικά του γκλήπη αυτόματα δείτε, Henry A. Wilcox, H. A. W, είναι How κατά το Howard, φωνητικά. Ε... Αλλά ας αποδώσω στα ελληνικά το επίμαχο πόσπασμα. Έχει ενδιαφέρον το αποδείο στα ελληνικά για λογαριασμό σας. Όπως διηγείται το χειρόγραφο του καθηγητή, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Wilcox, ο γλύπτης ζήτησε τις, γνώσεις, τις αρχαιολογικές γνώσεις του οικοδεσπότη του για την αναγνώριση των ιερογλυφικών στο ανάγλυφο. Μιλούσε με ένα ονειρόδες δίσκαμπτο ύφο που θύμιζε πρόζα και κάποια αποξενωμένη συμπάθεια και ο θείος μου είχε την ετοιμότητα να του απαντήσει όπως έπρεπε. Διότι η ύποπτη φρεσκάδα της επιγραφής επιδείκνυε συγγένεια με οτιδήποτε άλλο εκτός από την αρχαιολογία. Η απόκριση του Wilcox, που εντυπωσίασε τον θείο μου τόσο πολύ ώστε να την θυμάται κατά λέξη, υπόθηκε με ένα φανταστικό ποιητικό ύφο το οποίο θα πρέπει να ήταν χαρακτηριστικό όλης της ομιλίας του. Και από τότε το βρίσκω και εντελώς χαρακτηριστικό του. Του είχε πει «Είναι καινούριο, όντω αφού το έφτιαξα χθες, τη νύχτα μέσα σε ένα όνειρο με παράξενες πολιτιές και τα όνειρα είναι αρχαιότερα από τη σκυθροπή τύρω ή τη συλλογιζόμενη σφίγγα ή τους κρεμαστούς κήπου της Βαβυλώνας». Που είναι... Αυτό ακριβώς που ε, είπε και ο Λάβγραφς στον καθηγητή στο όνειρο που είδε, κάτι ανάλογο, αν θυμάστε νωρίτερα από το διηγού μου. <κυρίζει> και κλείνει το απόστον αυτό, λέγοντας, «Ήταν τότε που άρχισε την παραληρηματική διήγησή του που ξεπίδησε από μία μνήμη των ύπνων και η οποία κέρδισε το πυρετώδες ενδιαφέρον του θείου μου. Υπήρξε μια σεισμική δόνηση την προηγούμενη νύχτα, από την οποία ίσως η φαντασία του Βίλκοξ να είχε επηρεαστεί. Είχε γίνει όδος ένας σεισμός το 1925, εκείνες τις μέρες που έγραφε ο Λάοκραφτ του «The Call of Cthulhu», ο σεισμός που αναφέρεται στο διήγημα. Δηλαδή είναι προφανώς ο σεισμός του 1925 που έμεινε να αποκαλείται από τους σεισμολόγου. «Δε Σαρλεβουά Καμουράσκα Έρθκοικ» από τους δύο μολόγου που τον μελέτησαν. Έτσι, πραγματικά έχουμε ένα, όπως το λέει ο Ιεφ e. Μπλέιλερ, ένα αποσπασματικό δοκίμιο με αφηγηματικές προσθέσεις. Λοιπόν, «Δε Κόλοφ Ακολούθησαν αρκετά διηγήματα τα οποία είχαν αναφορές στην μυθολογία «Κθούλου», όπως έμεινα να λέγεται μετά. Δηλαδή, στου μεγάλου παλαιού. Στον Ξούλου, στον Γιώξο Σωθ, στον Αζαθώθ, στον Νιαρλαθωτέπ και λοιπά και άλλους από τους μεγάλους παλαιούς. Και στο βιβλίο που το διαβάζει τρελαίνεται, των νεκρονόμικων του παράφρον Άραβα Αμπτούλα Αλχαδρέντ, τον οποίον καταβρόχθησε ένα αόρατο τέρας στην αγορά της Δαμασκού. Όπως λέει ο Λάουκας, πολύ ωραία. Ε, αυτό το βιβλίο που όπως το διαβάζει τρελαίνεται φυσικά πρωτότυπα είναι το The King in Yellow ο βασιλιάς με τα κίτρινα ε, ή ο βασιλιάς στα κίτρινα του Robert W. Chambers θαυμαστής του οποίου ήταν ο Lovecraft αυτό είναι το πρωτότυπο νεκρονόμικων θα έλεγε κανείς το The King in Yellow που όπως το διαβάζει τρελαίνεται που ο Τσέιμπερς το αναφέρει μόνο με υπονοούμενα και με μικρά αποσπασματάκια ενηγματικά, όπως ακριβώς κάνει ο Λαυκραφτ. Και έτσι λοιπόν κάποιος που γνωρίζει καλά σαν μελετητή στην φανταστική λογοτεχνία, θα βγάλει το συμπέρασμα ότι η έμπνευση για τον νεκρονομικό είναι το The King in Yellow, ο τόμος που η ύπαρξή του στο μόνιμο έργο του Robert Chambers, η ύπαρξη του βιβλίου αυτού που λέγεται έτσι, είναι αυτό που κάνει ντερκονέκτετα αλληλοσυνδεόμενα τα διηγήματα από τα οποία αποτελείται το έργο, η ύπαρξη δηλαδή αυτού του βιβλίου. Το παράδοξο όμως είναι ότι ο Lovecraft που παρουσίασε όπως είπαμε πρώτη φορά τον οικρονόμικο στο οδήγημα του The Nameless City το 1921 δεν είχε διαβάσει ακόμα, σας το υπογράφω το γνωρίζω με πολλές λεπτομέρειε. Δεν είχε διαβάσει ακόμα το The King in Yellow του Chambers. Όταν ο Λάβγραφθ επινόησε των νεκρονομικών, δεν είχε διαβάσει ακόμα το The King in Yellow. Και είναι πάρα πολύ παράξενη φάση το πώς αυτά τα δύο συνδέονται σε σημείο να σκεφτεί κάποιος ότι το νεκρονόμικον προέρχεται σαν ανέπνευση από το The King in Yellow. Όντως, όλο αυτό δείχνουν, αρκεί να ξέρεις όμως την πληροφορία ότι ο Λάβγραφθ, γράφοντας πρώτη φορά για τον νεκρονόμικον, δεν είχε διαβάσει ακόμα. Το The King in Yellow» του Robert Chambers. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στον νεκρονόμικο, έχω πολλά να πω και έχω γράψει πολλά για τον νεκρονόμικο, πόσο μάλλον για τον Λάβκαθι, για τον Κθούλου και όλα αυτά. Ε, δεν θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία εκπομπή η συγκεκριμένη του μυστικού διαστημικού σταθμού. Ε, δεν με αφήνει και συγκυβερνήτριά μου δηλαδή να μακρηγορώ τόσο πολύ, εδώ που τα λέμε. Χαμογελάει τώρα που το λέω, αλλά. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για το νεκρονομικό που έχουν ε, σημασία. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και επιστρέφω αμέσως για να σας μιλήσω για τον νεκρονομικό. Το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Live σήμερα τη νύχτα μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου Από το μυστηριώδες σκάφος μα Το Υπερπέραν Εκπέμπουμε σε εσά εκεί κάτω στη γη Για να μεταδίδονται οι συχνότητέ μας Από το ίντερνετ Radio Albedo 14 25 Απριλίου του 2023 Εκπέμπουμε για λογαριασμό Του αγορά του κολεγίου Και του Radio Nowhere Ή αν προτιμάτε Radio Free Album Γιατί όχι Λοιπόν, το νεκρονομικό, Α ξεκινήσουμε όπως είπα μερικά πράγματα για τον τίτλο, θα μπορούσε να, να αναλυθεί με τους εξή τρόπους. Το βιβλίο του νόμου των νεκρών, νεκρο νόμο εικόν, το βιβλίο των νεκρών νόμων, νεκρο νόμο εικόν, το βιβλίο των νεκρών ονομάτων, όπως πολλοί το λένε, the book of dead names, νεκρ ονόμ εικόν, ονομικόν. «Η εικόνα του νόμου των νεκρών». «Νεκρο νόμο εικόν». Ο Lovecraft σε μια από τις πολλές σχετικές αναλύσεις του που περιέχονται στην ογκώδια λελογραφία του, φαίνεται, όπως είπα, να ταυτίζει τη λέξη «εικόν» με την αγγλική λέξη icon, που άλλωστε προέρχεται από την ελληνική «εικόν» «ΕΙΚΑΙΚΑΙ», την «εικόνα». Έτσι ερμηνεύει τον ελληνικό τίτλο του βιβλίου ω: «An of the Law of the Dead». Επίσης, «Ο νόμος των νεκρών εικόνων» και λοιπά και λοιπά. Εδώ τώρα μου αρέσει αυτό να το θυμάμαι για τον νεκρονομικό στην ε, εκδοχή το ότι σημαίνει «Τον νεκρονομικό νόμος των νεκρών εικόνων» μου θυμίζει τον τίτλο της λέσχης «Μπίλτερμπερκ» που είναι «Το βουνό των εικόνων». <θυμάμαι> <θυμάμαι> λοιπόν, λεσχης Bilderberg που μάλλον βέβαιο ότι με τη λέξη «Νεκρό» ο τίτλος δεν αναφέρεται γενικά στους νεκρούς αλλά στους νεκρούς θεούς. Και την ξεχασμένη πια. Αρχαιότατη λατρεία των μεγάλων παλαιών, the great old ones, δηλαδή των εξορισμένων θεών της πολύ πολύ βαθιά αρχαιότητα που δεν θυμάται κανεί. Ουσιαστικά πρέπει να ισχύουν όλοι αυτοί οι ερμηνευτικοί τίτλοι γιατί το νεκρονομικό υποτίθεται ότι τα πάντα για τον νεκρό νόμο των αρχαίων, για τα ονόματά του, για τι επικλήσει του, για τι εικόνε των σφραγίδων του κλπ. Κουτουλού. Οι περισσότεροι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι μελετητές ερμηνεύουν τον τίτλο νεκρονομικών, όπως είπα, ως το βιβλίο των νεκρών ονομάτων, The Book of Dead Names. Απόπειρα που κατά τη γνώμη μου δεν είναι τελείως λάθος, αν και η εκδοχή αυτή της δεύτερης ρίζα, ο νομ, θα έπρεπε να είναι ονομάτ, για να είναι πιο σωστό. Κάτι που θα μετέτρεπε τον τίτλο σε νεκρονοματικόν. Και επιπλέον θα εμφάνιζε και κάποιες νέες παράδοξες εκδοχέ όπως... Βιβλίο των νεκρών ονομάτων των Ματιών και άλλα τέτοια. Ακόμη και η εκδοχή που θα χρησιμοποιούσε το όνυμα νη με ύψιλον, όνυμα, δηλαδή όνομα στα αρχαία, όπως το βλέπουμε ακόμα σήμερα στις λέξεις ομόνυμο, ψευδόνυμο, αντωνυμία, και κλπ. Θα έπρεπε μάλλον να είναι τότε νεκρονυμικών, ονυμικών με ύψιλον το ...και όχι νεκρονομικών. Αν και θα μπορούσε καλά να εμπλέκεται η λατινική μορφή της λέξης... ...το νόμεν. N-O-M-E-N. Νόμεν. Νόμεν -e στα λατινικά σημαίνει όνομα. Βέβαια είναι επηρεασμένο από το ελληνικό όνομα. Έτσι. Από που και το αγγλικό name. Από το νόμεν. Αν και όπως ξέρετε η λατινική κατάγεται κατά κύριο λόγο από την ελληνική... Και αυτό βέβαια θα έκανε τον τίτλο νεκρόνομεκον με Ε. Κάτι που από μόνο του θα απαιτούσε να αλλάξει έτσι. Αλλιώς νεκρόνομεκον γιατί όχι. Οπότε εδώ λοιπόν έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκδοχή για το βιβλίο των νεκρών ονομάτων εάν το λογαριάσουμε για λατινικό. Νόμεν. Αλλά δεν υπάρχει το ή του νόμεν μέσα κιόλα όμως. Τέλο πάντων, γενικά η ετυμολογία του τίτλου στο βιβλίο των νεκρόνων ονομάτων ε, «Το σπάζει σε νέκρο και νομικών», όπου το ε, δεύτερο ερμηνεύεται λανθασμένα ως βιβλίο ονομάτων, ονομικών, ενώ πρέπει κανονικά να ερμηνευτεί ως βιβλίο του νόμου. «The Book of the Law». Να σας θυμίσω και το «The Book of the Law» του Άλιστερ Κρόουλη. Το βιβλίο του νόμου. Η, η άλλη εκδοχή, που όπως είπα δεν είναι λάθος, υποστηρίζει τον ίδιο τίτλο. «Πρέπει επειδή φαίνεται να σπάζει σε νεκρο και ονομικών». Αλλά αυτή η ερμηνεία που φαντάζει πιο σωστή κατά τις μελέτες μου και κατά τις γνώσει μου για το ζήτημα, είναι το βιβλίο του νεκρού νόμου. Αν μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξη της λέξης νεκρονομία. Π.χ. κατά το αστρονομία αστρονομικών. Νεκρονομία νεκρονομικών. Αναφορικά στους νόμους των άστρων το αστρονομικών. Αναφορικά στους νόμους των νεκρών το νεκρονομικό. Μια ή έστω μια νομική επιστήμη των νεκρών, μια νεκρονομική. Ή κάτι που σχετίζεται με τη νεκρομαντία, νεκρόμανση. Αυτή είναι η ανάλυση μου του τίτλου. Τώρα μου δείχνει εδώ στην κυβερνήτριά μου κάτι που έχει γράψει ο ίδιο ο Λαύγραστ. Α, είναι η δική μου απόδοση στα ελληνικά από το, το, το κείμενο μου, ναι. Λοιπόν, το να σε έναν άραβα συγγραφέα ένα βιβλίο με ελληνικό τίτλο θα μπορούσε να αποτελεί μια εκεντρική αντιστροφή Εκείνη τη κατάσταση κατά την οποία το μνημειώδε έργο του Έλληνα Πτολεμαίου Η Μεγάλη Σύνταξη της Αστρονομίας» είναι γενικά γνωστό με τον ψευδοαραβικό τίτλο Αλ Μαγέστi, που προέκυψε από το tabir Αλ μια παραφθορά του αυθεντικού τίτλου Η Μεγίστη Σύνταξη τη Αστρονομία. Αλ που χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσει το συγκεκριμένο έργο από άλλα σχετικά έργα του Πτολεμαίου. Γράφει ο ίδιος ο Λάουγκραφτ. Ε, ίσως με τον ίδιο τρόπο το αραβικό όνομα του βιβλίου πολλοί που τα συζητάνε θα το ξεχνάνε ή δεν το γνωρίζουν αναφέρεται πολύ συχνά και το αραβικό όνομα του βιβλίου το οποίο είναι Κιτάμπ, Κιτάμπ είναι το βιβλίο Κιτάμπ, πώς να με κοιτάπι Αλ Το αραβικό λοιπόν, λ του τα μετατρέπεται από τον Θεόδωρο Φιλέτα, κατά τον Λάβγραφτ, σε νεκρονομικών. Τώρα αυτό το νόμο να πω, ότι μ, έχει πίσω του και την οικογένεια των λέξεων που κρύβεται πίσω από τη ρίζα αυτή. Περιλαμβάνει και το ρήμα νέμο. Νέμιν. Έψιλον ε και έψιλογιώτα. Νέμιν. Δηλαδή διαμοιράζω, διευθύνω, πιμένω ας το πούμε. Υγούμε. Το ουσιαστικό νόμος, επίσης, που εκτός του τη βασική του ένα σημαίνει και παράδοση, έτσι, έθιμο, φαινόμενο κλπ, γεωγραφική περιοχή, αλλά σχετίζεται και με τις λέξεις νομίζω, νόμισμα και το ουσιαστικό νομός, όπως λέμε νομός πούμε, μια διατεταγμένη περιοχή, αλλά και την συνδυαστική φόρμα νομία που υποδηλώνει τη ρύθμιση, την διαμήραση, την διευθέτηση, την ταξινόμηση, που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις επιστήμες μιας κάπως αρχαιοθετικής φύσης και παρατήρησης, όπως λέμε αστρονομία, δικονομία, δασονομία, βιβλιοθηκονομία κλπ. Κουτουλού. Ε, Θεωρώ ότι η ερμηνεία προτιμούσε ο Λάβγραφ είναι εκείνη που δίνει στο τίτλο νεκρονομικών την έννοια μιας πραγματείας για την επιστημονική μελέτη των νεκρών ε, θεών. Μια νεκρονομία. Ακολουθώντας τα ίχνη των νεκρονομικών όπως πάρα πολύ έτσι και εγώ έχω αναζητήσει μες τα χρόνια τις ρίζες του βιβλίου αυτού, του φανταστικού αυτού βιβλίου, ε, έχω καταλήξει να συγκρίνω τον τίτλο του με τον τίτλο του έργου «Αστρονόμικα», πληθυντικός, στο στον ελληνικό θα ήταν «Αστρονόμικον», του Μανίλιους, ένα λατινικό σύγγραμμα αστρονομίας, το οποίο λέγεται έτσι «Αστρονόμικον» και πολύ το λένε «Αστρονόμικα». Και αυτό επειδή ξέρω ότι ο Λάβκραθ το γνώριζε. Ο Λάβκραθ ήταν ερεσιτέχνη αστρονόμο. Σχολούμαι πάρα πολύ με την αστρονομία και το γνώριζε και έκανε αναφορέ σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, όπου να, να, να βλέπει τον Λάβκραθ θα κάνει αναφορέ στο αστρονομικό του Μανίλιου. Ο άνθρωπο ο οποίος έβγαλε τον νεκρονομικό. Ο Μανίλιου, παράδειγμα, έλεγε ο Λάβκραθ μιλώντα για το γαλαξία στο αστρονομικό του, μα δείχνει ότι αυτό εκείνο ήταν. Τώρα, βέβαια, ξέρω ότι το, το έχετε σκεφτεί κάποιοι αυτό ήδη. Η πιο προσγειωμένη εκδοχή θα μπορούσε να είναι. Απλοποιεί τον τίτλο σε βιβλίο των νεκρών. The Book of the Dead, έτσι. σω κατά την Αιγυπτιακή βίβλιο των νεκρών ή τη Θιβετανική βίβλο των νεκρών. Με τι λέξει νεκρός, νέμιν και την επιθετική κατάρριξη εικόν. Κατά το κλασικόν. Που στα λατινικά είναι οικουμ και στα αγγλικά ik «ic», ή Δηλαδή το βιβλίο που θεωρεί, μελετά του νεκρού. Το βιβλίο των νεκρών. Ε, για την ιστορία των οικονομικών τώρα πο, πολλά μπορούν να υποθούν αλλά προ το παρόν το καλύτερο θα ήταν α, ε, έστω εκ πρώτη να ξέρουμε να ρίξουμε μια ματιά στη υποστήριζε ο ίδιο ο Λάβκραντ. Πρέπει λοιπόν το έχουμε εδώ μπροστά μα το έχει βρει η μου που το έχω αποδώσει στα ελληνικά. Ε, ευχαριστώ για αυτό που το βρήκε. Πρέπει να συμβουλευτούμε ένα ενδιαφέρον, όχι τόσο γνωστό δοκίμιο του HP Λάβκραντ για την ιστορία των οικονομικών. Είχα δημοσιεύσει πρώτη φορά αυτό το κείμενο σε ένα κάλτ βιβλίο που είχαμε κάνει πολύ παλιά στις εκδόσεις του αρχέτυπο, το βιβλίο Κθούλου, στο οποίο είχαμε συγκεντρώσει και δικά μου κείμενα και ένα δικό μου διήγημα, και κείμενα, δηλαδή ήταν ένα συνδυασμό δοκιμείων ε, για το Κθούλου μύθος και διηγήματα διαφόρων στις στι, μυθολογίες Κθούλου. Το βιβλίο Κθούλου τώρα θυμήθηκα, ναι. είναι πολύ σπάνιο πλέον, εξατλημένο. Δεν νομίζω ποτέ να επιχειρήσω να το παρεκδόσω, θα παραμείνει σπάνιο. Ο Λάβγραφ, λοιπόν, έγραψε μια αρχική εκδοχή του δοκιμίου το αυτού για την ιστορία των οικονομικών σε μια επιστολή προς τον συγγραφέα Κλακάστον Σμιθ, τον Νοέμβριο του 1927. Ε, υπάρχει αυτή η επιστολή στο Selected Letters, τόμος 2 του Arkham House. Στο γράμμα αυτό ο Λάβγραφ ξεκινά ως εξή. Ε, δεν είχα την ευκαιρία να παράγω καινούριο υλικό αυτό το αλλά έχω ταξινομήσει σημειώσει και συνόψει για την προετοιμασία κάποιων τρομακτικών ιστοριών. Συγκεκριμένα έχω αντιλήσει κάποια δεδομένα για το θρηλυκό και ακοτονόμαστο νεκρονομικό. Ε, λέει στον Κλάκαστο Σμιθ ο Λάουκραθ στο γράμμα. Συνεχίζει παρέχοντας και άλλε πληροφορίε που αργότερα εμφανίζονται όμω τελικά σε ένα ολοκληρωμένο δοκίμιο. Η τελική μορφή του δοκιμίου. Εμφανίζεται στην προστινή και στην πίσω όψη μάλιστα μια σκάρποσταλ ποστάλ του Lovecraft από το Park Museum του Providence με ημερομηνία 27 Απριλίου του 1927. Ε, εγώ πρώτη φορά το συνάντησα ανατυπωμένο στο πολύ σπάνιο πλέον έργο Lovecraft At Last του Willis Conover, ενό πολύ καλού φίλου του Lovecraft που έχει γράψει ένα για το φίλο του το Lovecraft. Λοιπόν, στην επάνω αριστερή γωνία του Καρποστάλ υπάρχει η αφιέρωση του διευθυντή του θησαυροφυλακίου του Γιώχ Βόμπη με τα σχόλια του Σκεβωρού. Που προφανώ αναφέρεται στον κλάκα στον Σμιθ Κάντε, είχε λογοπαίγνιο για τον άλλον, με ονόματα φανταστικά και τέτοια. Ο Βίλι Κόνοβερ διηγείται ότι έλαβε το ίδιο έγγραφο εννιά χρόνια αργότερα, άρα είναι ξεκάθαρο ότι ο Λάουκραπ πλέον το είχε έτοιμο σε ένα φύλλο χαρτιού και το έστελνε σε όποιον αλληλογράφο του το ζητούσε, το είχε έτοιμο. Ας δούμε όμως το τελικό κείμενο του Λάβκραφτ και την ιστορία των νεκρονομικών. Η απόδοση είναι δική μου στα ελληνικά, σας το διαβάζω. Ο αρχικός τίτλος του βιβλίου είναι Azif. Αζήφ είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Άραβες για να περιγράψουν το νυχτερινό βόμβο των εντόμων. Ε, σας θυμίζω και τον τίτλο «The Lord of the Flies» για τον διάβολο, τον άρχον των μηγών. Λοιπόν, ΑΖΥΦ, λοιπόν, είναι η, λέξη που, είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Άραβες για να περιγράψουν τον νυχτερινό βόμβο των εντόμων, που υποτίθεται πως είναι το ουρλιαχτό των δαιμόνων. Γράφτηκε από τον Αμπτούλ Αλχαζρέντ, ένα παράφρονα Άραβα ποιητή από τη Σάνα της Ιεμένης, που λέγεται ότι μεγαλούργησε κατά την περίοδο των ομνιαδών Χαλίφιδων, γύρω στο 700 με.Χ. Επισκέπτηκε τα ερείπια τη Βαβυλώνας και μυστική μυστικής υπόγειας Μέμφιδος, και έζησε δέκα χρόνια μόνος του στη μεγάλη νότια έρημο της Αραβίας, τη Ρόμπα-Ελ-Χαλίγε ή Empty Quarter, κενό διάστημα των αρχαίων. Και την έρημο Ντάχνα ή βαθικό κοινή έρημο για τους σύγχρονους Άραβες, που θεωρείται ότι κατοικείται από στοιχειακά και τέρατα του θανάτου. Για αυτή την έρημο έχουν υποθεί πολλά περίεργα και απίστευτα θαύματα από εκείνους που σκαφιούνται πω την έχουν διασχίσει. Στο τέλος της ζωής του, ο Αλχαζρέτ κατοικούσε στη Δαμασκό, <coughs> όπου γράφτηκε των νεκρονομικών, ενώ πολλά φοβερά και αντικροώμενα πράγματα ακούστηκαν για το θάνατο ή την εξαφάνισή του το 738 των. Από τον Ήμπν Χαλικάν, βιογράφο του 12ου αιώνα, αναφέρεται ότι αρπάχτηκε μέρα μεσημέρι στην αγορά από ένα αόρατο τέρας και καταπροχθίστηκε με φρικαλαίο τρόπο μπροστά σε ένα μεγάλο αριθμό τρομοκρατημένων μαρτύρων, που τον έβλεπα να διαλύεται στην ατμόσφαιρα. Πολλά λέγονται για την παραφροσύνη του Αλχαζρέντ. Ισχυριζόταν ότι είχε βρεθεί στη χαμένη Ιρέμ, την παραμυθένια πόλη των Κιώνων, και ότι είχε βρει κάτω από τα ερήπια μια συγκεκριμένης ανώνυμης ερυπωμένης πόλης, τα συγκλονιστικά χρονικά και τα μυστικά μιας φυλής παλαιότερης από την ανθρωπότητα. Η Ιρέμ αυτή, η χαμένη Ιρέμ, στην Μεγάλη Αραβική Έρημο, Υποτίθεται ότι εξαφανίζεται, την καλύπτουν δηλαδή οι αμοθύελε και σε διάφορε φάσει οι αμοθύελε πάλι την ξεσκεπάζουν. Και μπορεί να βρεθεί περιπλανόμενο στην έρημο και να βρει μπροστά σου ξαφνικά την ηρεμ, την χαμένη πόλη των κιόνων. Δική μου σημείωση. Συνεχίζω στο κρατό του Λάουκραστ. Μπορεί ο Αλχαζρέτ να ήταν μουσουλμάνος τυπικά, αλλά λάτρευε τι άγνωστες οντότητε που αποκαλούσε Γιώξο και Κθούλου. Το 950 μ.Χ. το Άλαζιφ που είχε επιτύχει να γίνει γνωστό, αν και κυκλοφορούσε μόνο κρυφά μεταξύ των αρχιμιστών και των φιλοσόφων της εποχής, μεταφράστηκε τελικά στα ελληνικά από τον Θεόδωρο Φιλέτα εκ Κωνσταντινουπόλεως, με τον τίτλο «Νεκρονομικών». Για ένα ολόκληρο αιώνα υποκινούσε από κρουστικούς πειραματισμούς, μέχρι που αποσύρθηκε και κάηκε από τον Πατριάρχη Μιχαήλ. Μετά από αυτό παρουσιάζεται μόνο φευγαλέα αλλά ο Λάους Βόρμιους έκανε αργότερα την λατινική μετάφραση κατά το Μεσαίωνα, το 1228, και το λατινικό κείμενο τυπώθηκε δυο φορές, μια το 15ο αιώνα, με γοτθικά τυπογραφικά στοιχεία, προφανώς στα γερμανικά, και μια φορά τον 15ο αιώνα, πιθανότατα στα ισπανικά. Και οι δύο εκδόσεις αυτές είναι χωρίς αναγνωριστικά σημάδια και μπορούν να χρονολογηθούν μόνο βάσει των τυπογραφικών στοιχείων που χρησιμοποιούν. Το σύγχρονο και στι δύο γλώσσε απαγορεύτηκε το 1232 από τον Πάπα Γρηγόριο Τέταρτο, αμέσω μετά τη λατινική μετάφραση, που προκάλεσε μεγάλο άλλο. Το αραβικό πρωτότυπο είχε χαθεί από πολύ νωρί, την εποχή του Βόρμιου, όπω αναφέρεται στην εισαγωγική του σημείωση, και δεν είχε αναφερθεί καμία εμφάνιση του ελληνικού αντιτύπου, το οποίο είχε τυπωθεί στην Ιταλία το 1500 και το 1550, από την εποχή τη πυρκαγιά μια συγκεκριμένη προσωπική βιβλιοθήκη στο Σάλεμ το 1692. Μια μετάφραση που έγινε από τον δόκτωρα Τζον Ντι δεν τυπώθηκε ποτέ τελικά και σώθηκαν από το αρχικό χειρόγραφο μόνο από σπάσματά της. Από τα λατινικά κείμενα που υπάρχουν ακόμη είναι γνωστό πως ένα, ένα αντίγραφο του 15ου αιώνα βρίσκεται κλειδωμένο στο Βρετανικό Μουσείο και ένα άλλο του 17ου αιώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού. Μια έκδοση του 17ου αιώνα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Wine του Χάρβαρντ και στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μισκατόνικ στο Άρκαμ. Να προσθέσουμε εδώ ότι το Μισκατόνικ University προέρχεται από το διήγημα του Λάουκαρτ, είναι φανταστικό πανεπιστήμιο. Υπάρχει βέβαια ένα ποταμό Μισκατόνικ και το Άρκαμ επίση είναι μια φανταστική τοποθεσία που μάλλον αντιστοιχεί με το Μάρμπουλχεν ή το Σάλεμ τη Μασαχουσέτη του New England. Ε... Συνεχίζω. Επίση, ένα αντίτυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μπένο Άιρε. Πιθανό να υπάρχουν πολλοί άριθμα κρυμμένα αντίτυπα και φημολογείται πω ένα από αυτά αποτελεί μέρο τη συλλογή ενό διάσημου Αμερικανού εκατομμυρίου. Με τον ονομάζει. Μια πιο αβέβαιη φήμη αποδίδει τη διάσωση ενό ελληνικού αντιγράφου του 16ου αιώνα στην οικογένεια Πίκμαν του Σάλεμ. Αλλά παρόλο που διασώθηκε, χάθηκε τελικά μαζί με τον καλλιτέχνη Pickman, ο οποίος εξαφανίστηκε στις αρχές του 1926. Αυτό είναι αναφορά στο διήγημα του Lovecraft, «Pickman's Model», το μοντέλο του Pickman. Το βιβλίο αποσύρθηκε αστραπιαία από τις αρχές των περισσότερων χωρών και από όλους τους κλάδους των οργανωμένων εκκλησιών. Η ανάγνωση των οικονομικών έχει τρομερές συνέπειες. Λέγεται ότι από για αυτό το βιβλίο, το οποίο γνώριζαν σχετικά λίγοι άνθρωποι, εμπνέστηκε και ο Robert W. Chambers την ιδέα για το βιβλίο του Βασιλιά Βασιλιάς με τα Κίτρινα, The King in Yellow. Εδώ τώρα αντιστρέφει αυτό που ήδη έχει ακούσει ότι ίσως έχει επηρεαστεί από το King in Yellow και το κείμενο αυτό βέβαια είναι μεταγενέστερο, αυτό που σας διαβάζω τώρα του Lovecraft. Ε, όπως είπα, την εποχή που έγραφε για τον οικονομικό πρώτη φορά στο διήγημα The Nameless City ήταν αρκετό καιρό πριν διαβάσει το The King in Yellow. Να μπορούμε να κάνουμε κάποια σχόλια. Ε, βλέπετε εδώ, αυτό φυσικά είναι μια φανταστική ιστορία των οικονομικών. Είναι λογοτεχνία αυτό. Απλώ χρησιμοποιεί αληθινά ονόματα, αληθινά στοιχεία, το κάνει πολύ αληθοφανέ. Είναι ο Λάβκρατ που το κάνει πρώτη φορά αυτό. Ε, και δημιουργεί έτσι και σχόλια, α πούμε. Ε, λέγεται από τον Ήπριν Χαλκάν. Είναι ο αληθινός βιογράφο του 12ου ενώ είναι το βιογραφικό λεξικό του Χαλκάν. Υπάρχει πραγματικά αλλά βέβαια δεν αναφέρει πουθενά τον Αμπδούλ Αλχαζρέτ. Ε, ισχυριζόταν ότι είχε δει την παραμυθένια Ρέμ, την πόλη των Κιώνων, του Ερήμου κλπ. Η Ιρέμ ή Ιραμ είναι μια πόλη που αναφέρεται και στο Κοράνι, αλλά αναφέρεται και στι αραβικέ χίλιε και μια νύχτες. Τέλος πάντων μια μεγάλη συζήτηση θέλει μια ειδική, ένα ειδικό μεγάλο δοκίμιο, μια ειδική μεγάλη εκπομπή, μια ειδική ομιλία, η, η, πόλη, η χαμένη πόλη της Ρέμ. Μια μετάφραση λέει, που έγινε από τον Δόκτωρ Τζον Τι δεν τυπώθηκε ποτέ. Ο Τζον Τι ήταν ένα μεγάλο λόγιο και μάγο. Βλέπε και την ενοχιανή μαγεία, τι θρυλικές ενοχιανέ πινακίδες του Ντί, το Enochian tablets of John Τι. Ο οποίο έζησε για ένα χρονικό διάστημα και στην αυλή τη Ελισάβετ τη πρώτη, τη Βασίλισσα τη Αγγλία. Ε, το μεγαλύτερο μέρο τη μαγεία ήταν αφιερωμένο στου αγγέλους του Ενόχ και θα ξαπιαζόταν πολύ, αν μάθετε ότι τα σκοτεινότερα μαγικά βιβλία σε όλη τη βιβλιογραφία. Έχει αποδοθεί σε αυτόν. Στη βιβλιοθήκη λέει, του Πανεπιστημίου του Buenos Aires, αναφέρει. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι μια συνήθιστη επιλογή εκ μέρους του Λάβκρατ. Δεν είναι και πολύ γνωστή η βιβλιοθήκη. Γίνεται ακόμη πιο περίεργη αν σκεφτούμε πω αρκετά μεταγενέστερα ο διευθυντή τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Buenos Aires ήταν ο Χόρχε Λουί Μπόρχες. ο οποίο φαίνεται βέβαια ήταν και θαυμαστή του Λάβκρατ και φαίνεται να ασχολείται και με τα ίδια φιλοσοφικά προβλήματα πολλέ φορέ. Ε... Μπορεί αυτό βέβαια να σημαίνει πω τα ράφια τη βιβλιοθήκη αυτή κρύβονται ορισμένα ιδιαίτερα βιβλία. Πρέπει να προσθέσω για την ιστορία ότι το νεκρονομικό εμφανίζεται σε 21 από τι ιστορίε του Lovecraft. Αλλά όπω είπα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1921 βλέπετε, 1921-21 ιστορίες, στο δίγημά του The Nameless City, η ακατονόμαστη πόλη. Ε, έχω συναντήσει πολλέ αναφορέ από μελετητές που υποστηρίζουν ότι η πρώτη εμφάνιση των νεκρονομικών γίνεται στο δίγημα The Hound. Το κυνηγόσκυλο. Ε, Αναφορέ που είναι εντελώ λανθασμένε εκτό αν αναφέρονται σε δημοσιεύσει, δεν νομίζω. Διότι το κυνηγόσκυλο γράφτηκε το 1922, ενώ η εκατονόμαστη πόλη, το Nameless City, το 1921. Στο Nameless City λοιπόν εμφανίζεται για πρώτη φορά ο παράφρονας Άραβας Αμπτούλ Αλχαζρεντ, και από τότε θα στοιχιώνει τα μυαλά όλων των αναγνωστών του φανταστικού σε όλο τον κόσμο, επιστρέφοντα με τον ακρονομικών του σε πολλέ ιστορίε του Λάουκραστ αλλά και των συγγραφέων φίλων του. Ε, σε αυτό το πρώιμο διήγημα, ο αφηγητή μιλάει για μια μυστηριώδη ρηπομένη πόλη στην έρημο τη Αραβία, η οποία προφανώ είναι η, η Ρεμ, και διαβάζω το απόσπασμα εδώ, η απόδοση είναι δική μου. Ε, δεν υπάρχει θρύο τόσο παλιό που να τη δίνει κάποιο όνομα ή που να θυμάται ότι κάποτε ήταν ζωντανή. Αλλά μιλούν για αυτήν η ψήθηρη γύρω από τι φωτιέ των καταβλισμών στην έρημο και στι σκηνέ των Σεΐχηδων, και όλε οι φυλέ τρομάζουν στο ακουσμά χωρίς να ξέρουν στα αλήθεια γιατί. Ήταν γι' αυτό το μέρος που ονειρεύτηκε ο Αμπτούλα Αλχαζρέντ, ο τρελός ποιητής, μια νύχτα, πριν τραγουδήσει αυτό το ανεξήγητο δίστιχο. That is not dead, which can eternal lie, and with the pass of strange aeons even death may die. Δεν είναι νεκρό αυτό που αιώνια μπορεί να περιμένει και μέσα στους παράξενους αιώνες ακόμη και ο θάνατος μπορεί να πεθάνει υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το δίστιχο. αυτό τι εννοεί ακριβώς με τον λέξη lie that is not dead which can eternal lie L-I-E ε, το προφανές είναι αυτό που, μπο, που αιώνια κοίτεται ξαπλώνει αιώνια αλλά είναι ταυτόσιμο με το ψεύδεται ε, οπότε δημιουργεί ας πούμε ένα προβληματισμό λοιπόν εξερευνώντας τα ερήπη αυτής της πόλης το διήγημα ο φοιτητή ανακαλύπτει παράξενα Ιερογλυφικά και μούμιες μιας ράτσας μικρόσωμων πολιτισμένων δεινόσαυρων, civilized dinosaurs, δηλαδή μια ράτσα ρεπετοειδών. Αυτή είναι η πρώτη lizardmen, men ή serpent people. Το lizard man προέρχεται από εδώ. Ε, η λεγόμενη τα δρακωνιανή. Εξερευνεί εκεί κάποια τούνελς και στην έξοδο μια στο αναγκάζεται να αποστοχωρήσει από ένα δυνατό θορυβόδι άνεμο, γεμάτο από ψιθύρους, Στου οποίου νομίζω ότι ακούει τι φωνέ των αρχαίων αυτών ενίκων του τόπου. Και λοιπά, και λοιπόν είναι μια ιστορία ε... Και πάλι είναι βασισμένη σε ένα όνειρο του λάύφου. Είναι μια συζήτηση των αυτά. Λοιπόν, ο θετικό αραβικό τίτλος, είπαμε είναι «Αλαζιφ» ή κοιτάζιφ. Ο λάκτη υποστηρίζει ότι προέρχεται από την παράξενη λέξη αζιφ, την οποία οι Άραβες λέει χρησιμοποιούν για να προσδιορίσουν τον νυχτερινό ήχο ή βόμβο που κάνουν τα έντομα. Πιστεύετε πω είναι το ουρλιαυτό των δαιμόνων Τώρα, μεταξύ μα, για μερικέ περαιτέρω αναφορέ σχετικά με αυτό, προτείνω στου ταξιδιώτε μου που με ακούνε να δουν ή να ξαναδούν το εξαιρετικό φιλμ του Τζον Μπούρμαν, Exorcist 2, The Heretic, ο 2, ο Ερετικό, ε, με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Μπέρτον, μεταξύ άλλων, παίζει και, παίζει και ο James Earl Jones, ε, σχετικά με τον Παζούζου. Τι Ακρίδε, τους δαίμονες κλπ. Δείτε αυτή την ταινία, είναι το καταπληκτική συνέχεια του Τζον Μπούρμαν. Ο Τζον Μπούρμαν, καταπληκτικό σχηματιστή, έχει κάνει και το Excalibur και το Emerald Forest και καταπληκτικέ ταινίες. Είναι δική του αυτή η ταινία, το Εξορκιστή 2. Το γνωστό Εξορκιστή η ταινία, το 2, το sequel. Αυτά τα 2 είναι καταπληκτικά. Τα υπόλοιπα που έχουν δει και 3 και 15 ξέρω εγώ, είναι άσχετα, αλλά τα 2 πρώτα αυτά είναι καταπληκτικά. Το 2 λοιπόν ο Ερετικό. Με τον Παζούζου και τι Ακρίδε. Σε μια επιστολή του Λάβκρα, στο Selected Letters 2, στον τόμο, ε, είχα διαβάσει, έχω εδώ το απόσπασμα σημειωμένο, το βιβλίο το έγραψε ο Αλχαζρέτ στα γραμμάτα του, τα οποία τα πέρασε στη Δαμασκό. Και ο θετικό τίτλο του έργου ήταν Αλαζίφ. Βλέπε και τη σημειώσει του Βάτεκ στην έκδοση του Χένley. Ένα όνομα που δίνει σε εκείνου του παράξενου νυχτερινού θορύβου των εντόμων, που οι Άραβε του αποδίδουν στου δαίμονε. Εδώ βλέπετε να φέρει το Βάτεκ. Το ακριβές νόημα τώρα αυτό της λέξης αζήφ, δεν είναι τελείως και κάθαρο. Ίσως να υπονοεί ότι ο ποιητής Αμπτούλα Αλχαζρέντα άκουγε φωνές, οι οποίε του ενέπνευσαν ή του υπαγόρευσαν το βιβλίο αυτό. Αυτό είναι πιθανό αφού το γνωρίζουμε ως παράφρονα. Και επίση ταιριάζει και με τις πεπιθήσεις των Αράβων της εποχής εκείνης που θεωρούσαν ότι ένας τρελός που ακούει φωνές είναι ιερό πρόσωπο. Ένα Άγιος, που δεν πρέπει κανένας να τον πειράζει, να τον πλησιάζει, γιατί τον πειράζουν ήδη αρκετά οι δαίμονες. Το Αζήφ, λοιπόν, και βλέπετε λέει τις σημείες του Βάτεκ στην έκδοση του Χένλι. Η αναφορά έχει να κάνει με το αριστούργημα του φανταστικού Βάτεκ, ή οι περιπέτειες του Χαλήφη Βάτεκ, 1885. του μεγάλου εκετρικού συγγραφέα και λόγιου, πολύ εκετρικού, Βίλιαμ Μπέκφορτ. William Beckford, ο τρελός του Font Hill του Font Hill Abbey στο τελευταίο Strange 176 αυτό που έχει το αφιέρωμα για, για την Οδύσσια στον πλανήτη Άρη το ταξίδι στον Άρη έχει επί, εκείνο το τεύχος, και ένα κομμάτι για τον William Beckford είναι σημαντικό να το δείτε όσοι ενδιαφέρεστε στο Strange 176 για την παράξενη ζωή και το έργο του Beckford επίση. Έχω γράψει και ένα κείμενο με τον τίτλο Βάτεκ στο βιβλίο μου. «Η ιστορίες που δεν διηγήθηκε ποτέ κανείς». Λοιπόν, οι θρηλυκέ τώρα σημειώσει του Μπέκφορντ για το Βάτεκ, όχι το Βάτεκ, οι σημειώσει του αποτελούν ένα ακόμη βιβλίο, δεύτερο. Που είναι οι σημειώσει του Μπέκφορντ πάνω στο Βάτεκ. Επέμενε πως το Βάτεκ δεν έπρεπε να κυκλοφορεί χωρί τι απαραίτητε σημειώσει του, τι ονόμαζε αλλά τις οποίε δεν τις είχε ολοκληρώσει μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία της έκδοσης του ΒΑΤ τότε και έτσι δεν συμπεριλήφθηκαν στις πρώτες εκδόσεις. Ε, γράφοντας τα επεισόδια ήθελε να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό συνοδευτικό τόμο. Ε, ο επιμελητής Χένλεϊ αγνώησε τις εντολές αυτές του Μπέκφορτ και ε, ε, ε, το εξέδωσε εσπευσμένα θα λέγαμε. Και πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να αποκατασταθεί το έργο μαζί με τις σημειώσεις του. Ε, Υπο σημειώσεις, λοιπόν, τα επεισόδια του Βάτεκ, εγώ τα αναζητούσα μάταια για αρκετά χρόνια, θυμάμαι. Καμιά της εκδόσει του Βάτεκ που είχα στα χέρια μου δεν πήρε, τίποτα τέτοιο. Και κατά καιρούς μιλούσα με ενημερωμένου αναγνώσεις του φανταστικού και ξένους κυρίως το, με το, για το θέμα αυτό και δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη των σημειώσεων πολύ είτε τις θεωρούσαν εξαφανισμένε για αμυστηριώδους λόγους κλπ. Ως που τελικά ανακάλυψα ότι συμπεριλαμβάνονται μόνο στην πέμπτη έκδοση του ΒΑΤΕΚ. Δηλαδή εκείνη του 1823, την οποία είχε αναθεωρήσει μετά ο ίδιος ο Γουλιαμ Μπέκφορτ. Πρόκειται για μια σπάνια έκδοση. Αλλά μετά, αφού είχα πλειώσει πολλά λεφτά για να, για να το έχω στα χέρια μου, το... Μετά από κάποια χρόνια, ο γνωστός λόγιος και κριτικός λογοτεχνίας, ο E.F. Πλέιλερ που ανέφερα νωρίτερα, συμπεριέλαβε τις σημειώσεις του Μπέκφορν μαζί με το Βάτεκ. Σε μια θεματική ανθολογία που έφτιαξε, που λέγεται «Three Gothic Novels». Τρεις γνωστικές νουβέλες. Συγνωστές, συγχωρείτε, μεγάλες εκδόσεις, Dover Τέλος πάντων, συγγνώμη για την βιβλιογραφική σημειολογία μου, παρα ε, αναζήτησα λοιπόν στις επεισόδια του Μπέκφορντ στο Βάτεκ την παραπομπή που υποδεικνύει ο Λάβκρα, εκείνη την επιστολή του, σχετικά με το Αλαζίφ, να δούμε δηλαδή τι γίνεται εδώ. Τελικά την ανακάλυψα στη σελίδα 139 και σα παραθέτω εδώ, μου το έχει έτοιμο η συγκυβερνήτριά μου. Σα ευχαριστώ και συγκυβερνήτρια ε, το επίμαχο απόσπασμα, απόδοση δική μου. Τελικά οι σάλπικε και οι τρομπέτε ανήγγυλαν από την κορυφή του ψιλού πύργου το πρελούδιο τη αναχώρηση. Αν και τα όργανα ήταν συντονισμένα μεταξύ του, παρόλα αυτά μια αλόκοτη παραφωνία αναμίχθηκε με του ήχου αυτού. Αυτή προερχόταν από την Καράθι, η οποία τραγουδούσε τι φρικτέ προσευχέ τη προ του γκαούριδε, ενώ οι Νέγρε και οι Μουγκοί μουρμούριζαν ένα κοντίνο μπάσο, χωρί να προφέρουν ούτε μια λέξη. Οι άλλοι μουσουλμάνοι νόμισαν ότι άκουγαν το μοχυρό βούισμα εκείνων των νυχτερινών εντόμων που προμηνύουν το κακό, και ζητούσαν επίμονα από το Βάτεκ να προσέχει ώστε να μην ψοκινδυνέψει το ιερό του πρόσωπο. Ε, δεν έπρεπε να συνεχίσει να ακούγεται το Αζήφ. Δόθηκε το σήμα και η μεγάλη παράταξη του του τελικά κινήθηκε σε όλο τη το μεγαλείο. 20.000 δώρα τα έλαμπαν γύρω τη και ο χαλήφης βαντίζοντας βασιλικά πάνω στο χρυσό ύφασμα που είχε απλωθεί για να πατήσουν τα πόδια του, ανέβηκε στο φορείο του ανάμεσα στι επιθυμίε των υπηκών του. Η εκστρατεία προχώρησε έτσι με μεγάλη τάξη και με τέτοια απόλυτη σιωπή που ακόμη και οι ακρίδες ακούγονταν από τους θάμνους στην πεδιάδα του Γκατούλ. Διέσχισαν έξι ολόκληρες λέβηγες πριν την αυγή και ο πρωινός αστέρας έλαβε ακόμη στο στερέωμα όταν όλη αυτή η άμετρη πομπή σταμάτησε στις όχθες του τίγρη. Η λοιπόν οι αναφορές στο Αζήφ, από το οποίο παίρνει ο Λάβκραφτ το «Αλαζήφ» και το κάνει «Κιτάμπ Αλαζήφ», δηλαδή «Νεκρονομικών» στην ελληνική μετάφραση του Θεόδωρου Φιλέτα. Εκτός από τη φανερή αναφορά που έγινε στο Αζήφ, θέλω να επιστήσω την προσοχή των ένθερμων ακροατών μου ή τουλάχιστον εκείνων που τυχαίνει να είναι και καλή αναγνώσταση του Λάβγρατ στο γεγονός ότι αυτή συνοδεύεται από στοιχεία όπως ψηλός πύργος, αλόκοτη παραφωνία, φρικτές προσευχές, βασιλικό χρυσό ύφασμα, βλέπετε και γελο, ακρίδες που ακούγονται από τους κλπ. Είναι δηλαδή ωραίε αναφορές αυτές, οι οποίες έχουν σημειολογία εδώ στο κλίμα για το οποίο συζητάμε. Ε, τώρα, στα επεισόδια, οι σημειώσει του Μπέκφορτ αναφέρουν τα εξή. Το μοχθηρό βούισμα εκείνο των νυχτερινών εντόμων που προμηνύουν το κακό. The sullen hum of those nocturnal insects which presage evil. Ε, ε, ε, είναι αξιοσημείωτο ότι στον 5ο στίχο του 91ου Ψαλμού, ο τρόμος μέσα στη νύχτα, The Terror by Night, αποδίδεται στην παλαιά αγγλική έκδοση το έντομο μένα στη νύχτα, μέσα στη νύχτα, The Bug by Night. Bug, με δύο G και E εδώ, αρχαιο αγγλικά, η παλαιότερη εκδοχή της λέξης bug, έντομο, κοριός, επικίνδυνο μικρόβιο, αλυπόφορη ενόχληση, από όπου προέρχεται και η λέξη bugaboo που εξελίχθηκε σε bugbear και έπειτα σε boogieman, λέξεις όλες που σημαίνουν τον μπαμπούλα. Ε... Υπάρχουν, λέει, πολλές και ελληνικές εκδοχές που οι μεταφραστές έχουν τροποποιήσει το νόημα του αρχικού κειμένου σύμφωνα με τις απόψεις τους. Σε μεδίκια περίπτωση πρέπει να αποδοθεί το bug της δικής μας παλαιάς βίβλου αλλά και το ελληνικό «Δαιμόνιον μεσημβρινών», ο δαίμονας του μεσημεριού των Εβδομήκοντα. Λοιπόν, αν ο τρόμος που βαδίζει τη νύχτα «The terror who walks by night» μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται με την πανούκλα που περπατά στο σκοτάδι, «The pestilence that walketh in darkness», και τα δύο αυτά αντιπαρατεθούν στο βέλος που πετά την ημέρα και στην καταστροφή που ερήμωσε το μεσημέρι, θα φανεί ότι υποδηλώνει μονάχα το αληθινό κακό, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί στη γλώσσα, με το στίχο «Η νύχτα και όλε οι νοσηρές της δροσιές". Night and all her sickly dews. Αλλά αν η απόδοση τη παλαιά Αγγλική έκδοση που υιοθετεί εκείνη τον Εβδομήκοντα εντοπιστεί, θα συμπεριλαμβάνει επίση και τα φανταστικά κακά που ακολουθούν. Τα φάσματα τη χλωμά και τα πουλιά των Ιωνών κρόζουν. Άρπιε και ύδρε ή όλα τα τερατώδη έντομα ανάμεσα σε Αφρική και Ινδία θα τον ανακαλύψω. Her specters worn and birds of Bodin cry. Harpies and Hedras or all the monstrous bugs twixed Africa 90 ε. Find him out. Στα πρώτα απικισμένα μέρη της Βορείου Αμερική κάθε νυχτερινή μίγα επιβλαβούς ποιότητας ονομαζόταν ακόμη «Bug» στην καθομιλουμένη «Bug». Από που και η λέξη «Bugbear», η οποία υποδηλώνει κάποιον που μεταφέρει τον τρόμο όπου πηγαίνει. Ο «Babula», σαν κυριολετικά, εγώ το λέω αυτό τώρα, σημαίνει εκείνον που φέρει τα έντομα. Ο βόμβο των εντόμων, των «Bugs», αποδίδεται με τη λέξη «Buzz» που υποδηλώνει και το χαρακτηριστικό άκουσμα του βουητού τους. Ο Βελζεβούλ, Μπέλζεμπουμ, η άρχοντας των μυγών, α, the lord of the flies, ήταν μια ανατολική ονομασία για τον διάβολο. Και ο νυχτερινό ήχος που ονομαζόταν από τους Άραβες Αζήφ πιστευόταν ότι ήταν το οριακτό των δαιμόνων, the howling of demons. Ανάλογο με αυτά είναι και ένα χωρίο στο κόμους, όπως είναι στο πρωτότυπο, Όσο γι' αυτόν τον καταραμένο μάγο, αφήστε τον να ζωστεί με όλες τις φρικαλαίες λεγεώνες που συναθρίζονται κάτω από την καπνισμένη σημαία του αχέροντα Ο αναγνώστης πρέπει να φέρει, λέει, στη μνήμη του εκείνου το θελικό διάλογο με το δαίμονα. Ποιο είναι το όνομά σου, ρωτιέται από τον Ισου Και ο δαιμονισμένος σου απαντά, λεγεώνα, γιατί είμαστε πολλοί. Legion for we are many. Και οι ακρίδες ακούγονταν από τους θάμνους στην πεδιάδα του Γκατούλ, Λέει. Στο, στο κείμενο, κανονικά ο, ο Μπέκφορτ Τα έντομα που αναφέρονται εδώ είναι του ίδιου είδου με το τέτηξ των Ελλήνων, δηλαδή ίσως το ττζίκι ή σικάντα των Λατίνων. Οι ακρίδε αναφέρονται, λόκαστ, αναφέρονται στο πλήνιο, στο 29ο βιβλίο. Ονομάζονται έτσι από το λόκο ούστο. Το λόκαστ. Λόκο ούστο στα λατινικά. Επειδή η σικαντα των λατινων οι ακριδες αναφερονται λοκαστ αναφερονται στο πληνιο στο 21 ο βιβλιο ονομαζονται ετσι απο το λοκο ουστο το λοκαστ λοκο ουστο στα λατινικα επειδη η καταστροφη και η ερήμωση που επέφεραν στον τόπο με το πέρασμά του, άφηνε πίσω τους ένα μέρο που φαινόταν να ερήμωσε από φωτιά. Αυτά γράφει λοιπόν ο Γουλιάν Μπέκφροντ, έκανε και κάποια δικά μου σχόλια ενδιάμεσα. Μέσα από το πρίσμα όλων των πραγμάτων που ανέφερα, που κρύβονται πίσω από την παράξενη και ανησυχητική λέξη Άζιφ, που είναι ο αυθεντικό τίτλος των νεκρονομικών, Αλ Άζιφ, μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν τι σημαίνει ο τίτλος. Επιπλέον, η σκέψη ότι το ίδιο το βιβλίο μπορεί να είναι αυτό το Αζήφ, τόσο βόμβο των εντόμων, ή ακόμη και ότι ο Αλχασδρέτ άκουγε τι νύχτε αυτό το Αζίφ που του υπαγόρευε το βιβλίο του, ή ακόμα μπορεί να το δείτε και με ένα έτσι white noise, μέσα σε παράσιτα που ακούμε έτσι λέξει κλπ. ή και απευθεία σύνδεση με το EVP, με τα electronic voice φαινόμενα. Τέλο πάντων, όλα αυτά προκαλούν ένα πρωτάκουστο βιβλιογραφικό τρόμο για ένα βιβλίο άλλωστε που ο αναγνώστης δεν έχει διαβάσει. Ε, ο ελληνικός τίτλος νεκρονομικών, βέβαια, με όλες τις επίσης ανησυχητικές ερμηνείες του, προσφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία σε αυτόν τον μη αναγνωστικό τρόμο. Τώρα, πω από την αναφορά μου αυτή για το νεκρονομικό, έτσι για την ιστορία να πω ότι το μεγαλύτερο και πιο συνταρακτικό αυθεντικό απόσπασμα υποτίθεται των νεκρονομικών, το οποίο γνωρίζουμε προέρχεται από το The Dunwich Horror, ο τρόμο του Dunwich του HP Lovecraft και είναι το εξή, μου το έχει βγάλει εδώ στην συγκυβερνήτριά μου, ευχαριστώ, βγάλει κατευθείαν από τι σελίδε του καταραμένου τόμου νεκρονομικών. Δηλαδή, μέσα στο Dunwich Horror ο Lovecraft έχει ένα απόσπασμα από των νεκρονομικών και είναι το μεγαλύτερο απόσπασμα. Έχει χρησιμοποιήσει και σε άλλα διηγήματα μικρότερα απόσπασματα, αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο εμπεριστατωμένο, α πούμε, λέει, τον νεκρονομικών. Ο Αμπτούλαν Χαζρέν δηλαδή. Δεν πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι ο άνθρωπος είναι ο παλαιότερος ή ο τελευταίος από τους αφέντες τη γης ή ότι η οτι μάζα της ζωής και των ουσιών βαδίζει η μοναχή τη. Οι παλαιοί ήταν, οι παλαιοί είναι, οι παλαιοί και πάλι θα είναι. Όχι στους χώρους που ξέρουμε, αλλά ανάμεσα στους χώρους. Βαδίζουν γαλήνια και πρωτόγονα, χωρίς διαστάσεις και αόρατοι για εμάς. Ο Γιώξο Θόθ πύλη. Ο Γιώξο Θόθ είναι η πύλη. Ο Γιώξο Θόθ είναι το κλειδί και ο φύλακας της πύλης. Παρελθόν παρόν μέλλον όλα είναι ένα στο Γιώξο Θόθ. Αυτός γνωρίζει πού πήγαν οι μεγάλοι παλαιοί και από πού πέρασαν. Γνωρίζει και από πού θα περάσουν και πάλι για να επιστρέψουν. Αυτός γνωρίζει πού είναι οι πύλες. Αυτός γνωρίζει πού περπάτησαν εκείνοι στα γη λιβάδια και που ακόμη τα βαδίζουν και γιατί κανείς δεν μπορεί να τους δει καθώς βαδίζουν. Από τη μυρωδιά του οι άνθρωποι μπορεί μερικέ φορέ να ξέρουν πω εκείνοι είναι κάπου κοντά. Αλλά για την εμφάνισή του κανένα άνθρωπο δεν γνωρίζει παρά μονάχα από τα χαρακτηριστικά αυτών που εκείνοι έχουν γεννήσει ανάμεσα στου ανθρώπου μυστικά. Και από αυτού υπάρχουν πολλά είδη που διαφέρουν στο παρουσιαστικό και από το πιο αληθέ είδολο του ανθρώπου και από εκείνη τη μορφή χωρί εικόνα ή ουσία η οποία είναι εκείνη. Βαδίζουν αόρατοι και φαύλοι σε μέρη μοναχικά. Όπου οι λέξει έχουν υποθεί και οι τελετέ έχουν κραυγάσει ανάμεσα από τι εποχέ του. Ο άνεμο φλιαρία κατανόει του ψιθύρου με τι φωνέ του και η γη μουρμουρίζει με τη συνέστησή του. Αυτοί λυγίζουν το δάσο και τσακίζουν την πόλη, αλλά κανένα δάσο και καμία πόλη δεν βλέπει το χέρι που του χτυπά. Η άγνωστη Καντάθ στην παγωμένη έρημο του έχει γνωρίσει. Αλλά ποιο άνθρωπο γνωρίζει την Καντάθ. Η έρημο των πάγων του απότατου νότου και τα βυθισμένα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού κρατούν πέτρες που πάνω τους η σφραγίδα εκείνων είναι χαραγμένη. Αλλά ποιος έχει δει τη βαθιά παγωμένη πόλη στον νότο ή το σφραγισμένο πύργο που τον κοσμούν τα παλιά φύκια και τα στρίδια. Ο μεγάλος Κθούλου είναι ο εξάδελφός τους. Ο Κθούλου. Αλλά και αυτός μόνο θολά μπορεί να τους κατασκοπεύσει. Ή Ήα Σαν ένα μίασμα θα τους γνωρίσει. Τα χέρια τους αρπάζουν το λαιμό σα. αλλά εσείς δεν τους βλέπετε και ακόμη η κατοικία τους είναι ένα με το προφυλαγμένο κατόφλι του σπιτιού σας. Ο γιο Ξωθός είναι το κλειδί για την πύλη εκεί όπου οι σφέρες συναντιούνται. Ο άνθρωπος κυβερνά τώρα εκεί που αυτοί κάποτε κυβερνούσαν και σύντομα θα βασιλεύσουν εκεί που ο άνθρωπος τώρα βασιλεύει. Μετά το καλοκαίρι έρχεται ο χειμώνας και μετά το χειμώνα το καλοκαίρι. Εκείνη. Περιμένουν υπομονετικά και αγέροχα γιατί εδώ θα βασιλέψουν εκείνοι και πάλι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο απόσπασμα των νεκρονομικών από το The Witch Horror του H.P. Lovecraft. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Το κείμενο ήταν απόδοση δική μου στα ελληνικά. Είμαι ο Παντελής και αναρωτιέμαι αν εκείνοι μας ακούν σήμερα τη νύχτα εκεί έξω. said that is not dead which can eternal lie the "Of said that is not dead for even death may die for even death may die my dear for even death may die al Hazrat said home that's called the al -Azif. the howling devil sang to him with fiendish songs of grief with fiendish songs of grief my dear with fiendish songs of grief the howling demon sang to him With the songs of grief, then unseen demons killed him dead on a dry Damascus lawn. His words live on for strange eons. The Necronomicon. The Necronomicon. He wrote the. Εντάξει μου, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Όπως κάθε Τρίτη τη νύχτα, κατά τις 10, έτσι και σήμερα, live 25 Απριλίου του 2023, είμαστε εδώ στο μυστηριώδες σκάφο μας, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και εκπέμπουμε εκεί κάτω τις συχνότητέ μας για λογαριασμό του ΑΟΡΑ, του Κολεγίου και του Radio Nowhere. Αναμεταδίδονται προς εσάς οι συχνότητές μας από το Internet Radio Albedo 14. Όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις περιγράφονται, μπορούν να πω λεπτομερώς, με τη δράση τους, στα δύο βιβλία μου για το μυστικό πόλεμο. Μπορείτε να μάθετε πολλά πράγματα εκεί, στις σελίδες των βιβλίων αυτών, του βιβλίου «Ο Μυστικός Πόλεμος» και του βιβλίου «Ο Μυστικός Πόλεμος, Βιβλίο 2», για τις σκοτεινέ δυνάμεις και πώς λειτουργούν στον κόσμο μας. Σχετίζονται έντονα με τα πράγματα που συζητάμε σήμερα σε ένα βαθμό. Ε, υπάρχει και μια, ε, ένα πακέτο προσφοράς εκτοσης και τα δύο βιβλία μαζί του Μυστικού Πολέμου. Μπορείτε να το ανακαλύψετε στο website, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, στο ίντερνετ. Strange Pavla Egnaerts το Egnaerts είναι το strange ανάποδα strangepavlaegnaerts.com ή βάτε στο google περιοδικό strange είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σα βγάλει θα βρείτε στην ιστοσελίδα ένα e-shop βιβλία και εκεί θα ανακαλύψετε και την προσφορά αυτή ε, έκτοση πακέτο και τα δύο βιβλία του μυστικού πολέμου μαζί όπου μπορούν να σας αποσταλούν κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο και ο μυστικός πόλεμος είναι αυτό. Ο οποίο αντιμετωπίζει αυτέ τι σκοτεινέ δυνάμει ή οι σκοτεινέ δυνάμει που μα αντιμετωπίζουν. Όσο για το όνομα του συγγραφέα των νεκρονομικών, του Αλαζίφ, του Αμπτούλαλ Χαζρέτ, ε, τα στοιχεία που από παλιά προέκυψαν από την έρευνά μου φαίνεται να υποστηρίζουν ότι το Αμπτούλαλ Χαζρέτ δεν είναι ακριβώ ένα αραβικό όνομα, αλλά ένα τύπο ευρωπαϊκή παραφθορά, ενό άλλου αραβικού ονόματο. Κάτι που συνέβαινε συχνά κατά τον ο αιώνα ενα δέκατο ένα καλό παράδειγμα είναι ο Αβικένας το όνομα αυτό φαίνεται να σημαίνει ο λάτρης ή ο σκλάβος του μεγάλου καταβροχθιστή ή στραγγαλιστή ή Αμπντ Αλ Αζραντ αλλά έχω συναντήσει και την άποψη που λέει ότι το όνομα του τρελού Άραβα μπορεί να είναι μια παραλλαγή ενός κοινού ονόματος εκείνη την εποχή Αραβικού, Αλ Ουζά ή Αλ Οζά, το όνομα της κόρης του μεγάλου θεού Ελ, που αργότερα ταυτίστηκε με τον Αλάχ. Τέλο πάντων, η, μ, δεν νομίζω όμως εγώ. Ε, φημολογείται, κατά τον Μέρικ Καζάουμπον, ότι ο Δόκτωρ Τζον Τι παρουσίασε στη Βασίλισσα Ελισάβε την πρώτη της Αγγλίας, στην αυλή τη οποία κινούνταν ακόμη και ω κατάσκοπος, μάλιστα το κωδικό όνομα του Τζον Τι ως κατάσκοπος της Βασίλισσας της Αγγλίας ήταν 007 το σύνθημα του, το σύνθηματικό του όνομα από όπου πήρε και ο Φλέμμιγκ ε, το κωδικό όνομα του James Μποντ. Ε, στο παρασκήνιο αυτά του Μυστικού Πολέμου. Λοιπόν, ε, παρουσίασε λοιπόν κατά τον Καζαουμπόν ο Τζον Τι... στη Βασίλισσα Ελισάβε την πρώτη της Αγγλίας... τη μετάφραση ενός απαγορευμένου αραβικού κειμένου... που δεν κατονομάζεται όμως στις αναφορές που υπάρχουν... το οποίο λέει τρόμαξε τόσο πολύ τη Βασίλισσα με τα πράγματα που αποκάλυπτε καθώς και ένα τάλισμαν, ένα μενταγιό να με τους γοτθηκούς χαρακτήρες KTL, κουτουλού. Ε? Αλλά ίσως λέει γραμμένου στα ενοχιανά να ήταν, από τον Τζον ε, Τώρα, δεδομένει στη συνήθεια κάποιων κρυπτογράφων της εποχής να μιμούνται την εβραϊκή γραφή, η οποία δεν έχει εντά και δεδομένου ότι η πιο συχνή παραλλαγή του ονόματος Κθούλου όπως είπαμε, στα πιο πρωτόγωνα είναι Κουτούλου, οι σκέψεις μου τρέχουν σε πολλές πιθανές προεκτάσεις αυτού του περιστατικού με το KTL. Τέλος πάντων, οι μεγάλοι παλαιοί ψηθυρίζουν το αζήφ του, τις σκοτεινέ νύχτες, με το παγωμένο άνεμο ή με το λίβα της ερήμου. Και ο τρελός Άραβας κρύβεται στις σκοτεινές αναφορές μια ατέρμονης Βιβλιογραφίας για πάντα ανεξακρίβωτης ή χαμένης μαζί με τον Κθούλου που στο παλάτι του, στην πληθυσμένη πόλη της Ριέ κοιμάται και ονειρεύεται και στέλνει τα όνειρά του προς τους ανθρώπους και περιμένει πότε θα ανοίξει η πύλη για να επιστρέψουν οι μεγάλοι παλαιοί. Τον εκρονομικόν συνεχίζει να διαφεύγει φίλοι μου από τη μέση ανθρώπινη αντίληψη αόρατο για τα μάτια των αμήτων και τα ονόματα που διατρέχουν το βιβλίο των νεκρών ονομάτων δεν είναι φτιαγμένα για να αρθρώνονται από ανθρώπινα λαρίκια. Τώρα, στα πέντε του χρόνια ο H.P. Lovecraft έπεσε στα χέρια του Lovecraft μια παιδική έκδοση του χίλιες και μία νύχτες, The Arabian Nights. Αμέσως, ο, Lovecraft, ο μικρός Lovecraft το αγοράκι, ερωτεύτηκε την φαντασμαγορία και τις δόξες του μεσαιωνικού Ισλάμ και περνούσε ώρες ολόκληρες παίζοντα τον Άραβα. όταν λίγο μεγάλος έπαιζε το Ρωμαίο, τον Έλληνα, είχε κολλήσει με την ελληνική μυθολογία και λοιπά, αλλά όταν πιο μικρός είχε κολλήσει με, με τι αραβικές ατμόσφαιρες. και έτσι ανάγκασε τη μητέρα του να του φτιάξει μια αραβική γωνιά στο δωμάτιό του, με τέντα, ξέρετε με τις καρέκλες, αραβουργήματα και μαξιλάρια, αρωματικά δοχεία και γραφικές αραβικές εικόνες. Και άρχισε να συλλέγει ανατολίτικα αντικείμενα και ανακήρυξε τον εαυτό του ο μικρός Λάβγραφτ «Μουσουλμάνο χαλίφι», πηρεασμένος από τι χίλιες και μία νύχτες. Στα παιχνίδια του αυτά, ο μικρός Λάβγραφτ αποκαλούσε τον εαυτό του «Απτουλ Αλχαζρέντ». Στις ταξιδιώτες μου, στις ελίδες του διηγήματος «The Statement of Randolph Carter», η αναφορά του Randolph Carter, που ήταν μια από τις περσόνες του Lovecraft, ο Lovecraft έκανε την ακόλουση δήλωση. «Σας επαναλαμβάνω, gentlemen, ότι η έρευνά σας είναι η ερευνα σα Καταδικάστε με για πάντα, αν θέλετε. Φυλακίστε με ή εκτελέστε με, αν πρέπει να έχετε ένα θύμα για να δικαιολογήσετε την ψευδέστηση που αποκαλείται δικαιοσύνη, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτε περισσότερο από αυτά που έχω ήδη πει. Ακούσατε σήμερα το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Ήμασταν εδώ στο μυστικό σκάφος μας, μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και εκπέμψαμε όλη αυτή την εκπομπή για εσάς. Ακολουθήσαμε σήμερα τη νύχτα τα ίχνη του μυθολογία της μυθολογίας Κθούλου, των νεκρονομικών και του H.P. Lovecraft. Σας χαιρετούμε από τα βάθη του παγωμένου διάστηματος. Γεια σας. Forbidden. Sometimes we wobble, sometimes we're strong, but you know evil is an exact science. Be carefully correct.